Εδώ είμαστε αυτοί φίλοι. Καλησπέρα σε όλους. Ακούμε αλπέντο 14.com Υπότιτλοι AUTHORWAVE Σε όλους τους φίλους που είναι μέσα εντό και εκτό Ελλάδος Να μην λέω πάλι Ο κόκκινο είναι ο χάρτης απόψε Και ευχαριστώ πάρα πολύ Γιατί υποτίθεται ότι δεν έχουμε καλεσμένο Και ποιος ξέρει τι θα πούμε απόψε Who knows Να πούμε χρόνια πολλά έτσι μια και είναι το τρίμηνο τώρα της αποκριάς Ακάψουνε και τον καρνάβαλο σήμερα νομίζω ή αύριο δεν θυμάμαι Σήμερα δοθείς ευκαιρία γιατί γίνονται διάφορα κατά καιρούς ε, Είμαι και παιδονόμος εγώ ε, Να κάνω μια σόλο παράσταση Έχουμε κάνει πολλές σόλο βραδιές εδώ Με τις παρέες εδώ του Αλμπέντο Και γελάμε και διάφορα και βάζουμε από λαϊκά μέχρι Pink Floyd. Σήμερα έπανα σολάρο να μην έχω καλεσμένο, το φάσα ξαφνικά μέσα στην εβδομάδα Ούτω ώστε. δεν το είχα σκεφτεί και στο παρελθόν, να είμαι ειλικρινή. Να κάνω μια διαχρονία από το τέσσερα από εκεί θα αρχίσω. Μέχρι και σήμερα, που έχει 10 Μαρτίου 2019. Θα πω καθαρά προσωπικέ μου Απόψεις αντιλήψει και κοσμοθέαση Δεν έχω να πω τίποτα Αν περιμένει κανείς θα εκθέσω κανέναν άνθρωπο Και θα πω ονόματα και τέτοια Τώρα από διάφορα γεγονότα Που θα περιγράψω Αν κανείς Συνερμικά Αντιληφθεί οτιδήποτε Θήλαζες <χι σε σηλότητα> στο 84 Αγόρι μου καλά Φτύσσε <χι> τη ρόγα Μην καταφύγεις καμιά ρόγα Και πάθεις και τίποτα τέτοια μέρα που είναι ε, εάν κάνει συνεργικά κάνει κάτι τελ. εγώ δεν έχω καμία κακή πρόθεση ηλικρινάς μιλάω όσα χρόνια είμαι στο χώρο σε δημόσια θέα και βγήκα σε δημόσια θέα από τότε για συγκεκριμένου λόγους που θα προσπαθήσω θα προσπαθήσω σήμερα να εξηγήσω και να γίνω αντιλήπτος γιατί καμιά φορά το απλό είναι και δύσκολο και θεωρούμε δυσνόητος εγώ, ενώ είναι πολύ απλά τα πράγματα φίλοι, πάρα πολύ απλά τόσο απλά που δεν φαντάζεστε. Το προηγούμενο κομμάτι που είναι από τη Μηθοδία το Moveman 1 και το συγκεκριμένο που είναι από τη ροκόπερα Opera Αφροτάει η Αποκάλυψη Άνου 666 παραγωγής 70-71 με Λουκάς Σιδερά Ντεμιρούσο Βαγγελί Παπα Θανασίου και παραγωγή Κώστας Φέρης το Aegean Sea είναι ένα κομμάτι που με συνοδεύει από τα τέλη της δεκαετία του 80 όταν ξεκινήσαμε τη διαδρομή τη ραδιοφωνική που στην πορεία εξέφρασε και το χώρο και μπήκανε διάφοροι και, λοιπά και λοιπά. Ε, το είχαμε ως σήμα ή συνοδευτικό της εκπομπής εκείνης, ε, μάλλον της εποχής εκείνης από το Τζερόρμα Γκρούβι. να ξεκινήσω από σήμερα και να πω ότι είχα πάει μια ώρα παρέα φίλων μου σε αυτό που λέμε μετά το η τα βασιλικά κτήματα ο κόσμος το βουνό απάνω αγαπητοί φίλοι ήταν απίστευτος δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί αυτό εγώ όπου έχω εκδράμει και τέτοιες μέρες ή όχι και Πολυλιακάδα μαζέψαμε ήλιο βέβαια Εκεί στα παγκάκια Στο πικνίκ μόνο είχαν πάρει Και κουρελού οι φίλες μου Για να μπάς και ξέρετε Και φτετάκια δεν είχαν μαζί Είχαν όλα τα άλλα τα καλά βέβαια Λοιπόν, με βάρεσε ο ήλιο. Ήρθα 8 παρά ένα στο γραφείο. Χτύπησα ένα διπλό καφέ. Τώρα φτιάξα άλλον ένα ναι, γιατί είμαι με τρει ώρε ύπνο. Έχω ένα πλάνο εγώ που θα κουβεντιάσουμε απόψε. Νομίζω, νομίζω, ή μάλλον επειδή έκανα γενιά έτσι, όχι παρατηρήσει, πρόταση φίλου. Ε, δεν λέω νομίζω Εγώ δεν ανήκω στο ρήμα νομίζω Υποθέτω ε, Ότι Κάποια πράγματα που δεν τα είναι Σαν τις κουρτίνες θα με τη σειρά Έτσι λιγάκι Και λοιπά Θα νομίζω ότι θα έχουν ενδιαφέρον Για όλους εσάς Που έστω ή γνωρίζετε από παλιά Διάφορους φίλους ερευνητές ή εμένα Αλλά το, το επικεντρώνω μάλλον στον Αλμπέντο και την καταπληκτική αυτή η ακρωματικότητα που έχει προς όλες κατευθύνσεις και σε όλο τον πλανήτη είναι κάτι το απίστευτο θα το φτάσω μέχρι εκεί εγώ για να έχουμε μια διαδρομή πολλοί κόσμος δεν μας ξέρει εδώ στο το τσαφμιρική το 84 είναι χρονότεσσάρων τεσσάρων έχει σημασία λοιπόν να λέει ο άλλο ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί αλλά στην ουσία δεν μας ξέρουν επί προσωπικού θα μίλησω εγώ απόψε ε, οπότε θα καταλάβουν και γιατί είμαστε τόσο τρελαμένοι με την καλή πάνω σε αυτό το χώρο ποιος ο λόγος που ασχολούμαι εγώ με αυτά Δεν θα μίλησω για τους άλλου είπα σήμερα και μέσα από εκεί θα βγουν τα συμπεράσματα και γιατί ποιο είναι το αποτέλεσμα τελικά και το συμπέρασμα του να την ψάχνει που λέμε για το κοινό λεγόμενον Και τι μπορεί να βρει μέσα εκεί Πού μπορεί να σε πάει Το μα αυτοφυί, αμπέλ, εδώ κάτω σαν τελειάκό, επισκέπτε. Σήμερα θα κάνουμε μια συνεδέξη με τον κύριο τον αποκαλούμενο και και καταλάβουμε περί πρόκειται, είναι το ένα. Και τι έχει συμβεί πλάκα πλάκα, πλάκα πλάκα για τη φίλη, δεν μπορώ να το πιστέψω. Από το μέχρι σήμερα, έχουν περάσει 35 ολόκληρα χρόνια. Το τραγούδι είναι του τεράστιου του Ντέμι Τουρούσο, αγαπητέ φίλε, και λέγεται «Follow Me». Θέλω να έχω μια συγκεντρωμένη σκέψη να σπεράσω αυτά που θέλω να πω. Δεν θα. Έχω βάλει μια λίστα με διάφορα ποικιλίε τραγούδια που, που ακούμε εδώ συνήθω. Τώρα, αν στην πορεία πετάξω και κανένα έτσι εκείνη την ώρα, ανάλογα το φίλο κλπ. Έχω μια λίστα καλή, ροή. Δεν θα κόβω τη μουσική. Θα την βάζω χαλί όταν θέλω να παρέμβω, ή να παίρνω κανένα νεράκι, ούτω ώστε. Και τη μουσικούλα μα ακούμε, και θα ακούσουμε και πράγματα που πιστεύω οι 8 στου 10, μην πω οι 9, δεν θα τα έχουν ξανακούσει. Και δεν θα πω τώρα αν υπάρχουν άτομα ή εξωγήινη ζωή, θα πω τη δική μου κοσμοθέαση και το δικό μου το ταξίδι απάνω σε όλο αυτό που λέγεται αναζήτηση του αγνώστου ή τη σκοπίμω μη καλά εξηγημένου που έχω πει εγώ κλπ. Και η πλάκα είναι ότι θα βγουν συμπεράσματα που είναι συγκυρίε Συναντήσεων ανθρώπων στη διαδρομή όλη αυτή των ετών Πάρα πολύ δυνατών στα αντικείμενά τους Σημαντικών Είπε δεν είναι ζωή βέβαια και θα του θυμίσω Διότι είχα την τύχη εγώ να του συναντήσω Όταν έκανα μια Συγκεκριμένη παρέμβαση στα πράγματα Και τελικά Μετά από αυτή τη διαδρομή Όσοι είναι όρθιοι Είναι ακόμα εδώ Σάροξ συγκρότημα όπω λέει Το τραγούδι Στον Αλμπέντο 14 Τελιακόμ Είτε με τα προγράμματα που έχουν κάθε μέρα Με στη βδομάδα Ή που έρχονται ως καλεσμένοι έτσι περιφερειακά Ο καθένας όποτε τον φωνάξουμε είναι εδώ και λέει Ερχόμαι Μια ένδυση που θέλω να δώσω Την οποία θα αναπτύξω πιο κάτω Όμως Τους λόγους Είναι ότι την άλλη Κυριακή στον... Στους άγνωσοι επισκέπτες εδώ Στον αμπέντο εγκατέστρα τελία ακόμ Καλεσμένος θα είναι Ο Λευτέρης αργυρόπουλος. Η πρωτοβουλία πήρα σήμερα να κάνω αυτή την εκπομπή Θεωρώ και συλλεκτική με την έντευξα να κάνει ποτέ Άσχετα αν κατά περίοδους σε εκπομπές άλλων που συμμετέχω εγώ Ή μέσω των συζητήσεων προκύπτουν πράγματα Ή θυμάμαι και τα πετάω και τα λέω Ή τα κάνουμε σκοπτικά χιούμορ και λοιπά είναι άλλο αλλά να έχει μια ροή όλο αυτό να τα καταθέσω δεν έχει ξαναγίνει Έχω διάφορες σημειώσεις στα ημερολογία μου Αλλά θα κοιτάξω, θέλει λίγη προσπάθεια Δεν έχω πρόβλημα εγώ στο να βάλω σε τάξη αυτά που θέλω να πω ε... Με την έννοια ότι στο τέλος της ημέρας να υπάρχει ένα συμπέρασμα Τι έχει γίνει, ποιοι συμμετείχανε, ποιοι έτσι, ποιοι αλλιώς, ποιοι αλλιώτικα θετικά, αρνητικά ή καθόλου σε όλο αυτό που λέγεται εναλλακτικός χώρος ο χώρος του αγνώστου, της αναζήτησης των UFO, των παραξενων της παραψιολογίας και όλο αυτό το συνοθήλευμα στην Ελλάδα yeah. Ερωστίνα so, no cosa della vita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 All the time that we spent could die. I wanna feel it again. All the love we felt then. Confinati di cuore solo. Κι ognuno sta. Διαστροί steccati. Δεν λέω γονεί σου. Εστώ πινσάν το τί. Oh yeah. Εστώ πινσάν το τί. Κινητικό αυτό που συμβαίνει γίνεται το απίστευτο μέσα από κόσμο αγαπητοί φίλοι που βλέπω έχουμε ένα real time map εδώ μας έχει βάλει ο Χριστός ο χιονισμένος και είναι απίστευτο θα πει τώρα το θέμα έχει ενδιαφέρον εντάξει αλλά λέμε... Μια και σήμερα έχει ο μήνα 10 είναι η τελευταία Κυριακή των Απόκρων. Να κάνουμε τον καρναβάλα μα εμεί να το δέσουμε το έργο. Never... Oh, oh, stop, λοιπόν, επαναλάβω την άλλη Κυριακή, αυτή την ώρα, εδώ στον αλπέντο 14. com. Στου άγνωστου επισκέπτε. <coughs> είναι καλεσμένος Και ο χρόνος ήταν αφιερωμένος σε Αυτόν έχουμε να πούμε πάρα πολύ καιρό Προκύψανε διάφορα Μπορεί να εγώ μπορεί που αυται εκείνος Μπορεί να αυται η μουρουλα που κουβαλάμε Μπορεί να μην φταίει και γανείς δεν ξέρεις ποτέ Εγώ δεν έχω το αλάθιτο ε, Ο Λευθέρης ο Αργυρόπουλος Θα είναι εδώ που ξέρω ότι όλοι τον κουστάρεται Με τον αλφαβίτα γάμα εγώ θα πω αυτά που έχω να πω, το, το γουστάρω κιόλα, αλλά δεν ξέρω τι ώρα τελειώσουμε τελειώσω απόψε. Τουλάχιστον αυτό θα μου επιτρέψετε να το κρατήσω γιατί είναι αυτό μου. Και επειδή ξέρω ποιοι με ακούνε και ποιοι με, παρα, με, και ποιοι με παρακολουθούνε, να μην ανησυχούνε καθολού δεν θα δώσω ονόματα. Δεν κάνω εγώ τέτοια κατάσταση. Παρότι από πολλού έχω ενοχληθεί τα μάλλα. Και όχι σε ψυχολογικό προσωπικό επίπεδο. Επειδή μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία που θα καταθέσω θα αναφερθώ και σε θέματα πολιτικών διαδικασιών που εγώ είχα τη δυνατότητα να κάνω προτάσεις πούμε, στο Υπουργείο Τουρισμού, στο Υπουργείο Πολιτισμού στο παρελθόν θα αναφερθώ εν ολίγης δεξιά αριστερά γιατί αν συνδέσουμε την αρχή των πραγμάτων τα 37 χρόνια, 35 από το 85 και μετά πρέπει να πάμε πίσω σε κάθε χρονική περίοδο που θα αναφέρουμε σήμερα Να θυμόμαστε τι έπαιζε στην πολιτική σκηνή Γιατί παίζει ρόλο στη ζωή μας στην Ελλάδα τουλάχιστον Που είναι όλοι κομματικοποιημένοι me, morning, Και για να καταλάβετε ότι το μαγαζί αυτό εδώ δεν είναι κράτος Όχι δεν είναι κράτος δεν είναι τίποτα, τα παίρνουν από παντού και δεν υπάρχει τουλάχιστον υποτυπώδης ανάπτυξη περιφερειακά εντό και εκτό γιατί είναι λαμόγια. Γιατί και σήμερα αυτή την κουβέντα είχα εγώ με την παρέα που ανέβηκα στο βουνό, το οποίο δεν έχει να δρόμο να παρκάρει σαν πάνε όλοι μαζί για ένα πικνίκ ή τέτοιε μέρες. Δεν έχει ένα πλάτομο να βάλουν τα αυτοκίνητα σε μια στροφή στο παραπάνω χιλιόμετρο, στο παραπάνω, δηλαδή κατά εκτίμησή μου σήμερα πριν πάνω από 30-40 χιλιάδες σε μία πλευρά του βουνού χαμένη μέσα στο, στο δάσος και σε κάτι ξέφωτα κόσμος και δεν έχει όχι τουαλέτα να σε πιάσει να πας στην ανάγκη σου, μια γυναίκα, έναν άντρα, έναν παππού Κάποιο να πάθει μια Ζαλάδα α, από, το, από το υψόμετρο ή ένας παππού, βάζω τώρα την ώρα. Και πρέπει να έρθει το ασενοφόρο έχει πεθάνει ο άνθρωπο. Δεν ανέβαινε, δεν κατέβαινε, τίποτα αγαπητοί φίλοι. Μέσα στη Λασπουριά και στην αυτή την Αν υπήρχε λογική, αυτό θα ήταν ένα από τα καλύτερα πάρκα που υπάρχουν. Διότι στην Ελβετία, στην Αυστρία δεν έχουν θάλασσα να πουλάνε ούτε τρέλα. Έχουν φτιάξει τα βουνά. Με δρομάρες, με με με με με Σεβόμενοι το περιβάλλον και λοιπά Λοιπόν η κατάσταση είναι Τουρλουμπούκι Δηλαδή αν φτιάχναν το βουνό αυτό Ένα πάρκο τεράστιο Την Πεντέλη που είναι Πέντε λεπτά την Ομόνια και το ελληνικό που λένε Δεν υπήρχε Θα ήταν εκατό εργαζόμενοι Σε αυτά τα τρία πάρκα, Εκατό χιλιάδες τέτοιες για πλάκα Δηλαδή δεν είχε μια καντίνα Και σήμερα να πουλήσει Τριάντα χιλιάδες καφέ δες τίποτα απόλυτος. Και okay. Δεν μπορεί να πει κανεί στην Ελλάδα ότι εγώ είμαι απεσιόδοξο άτομο γιατί είμαι μόνο μου. Τα έχω βάλει με τα θηρία, του έχω μασίσει όλου ψυχολογικά. Εγώ δεν μασάω λόγω λόγων. Μπορεί να πω και λίγα τέτοια. Και ολονώνει μνήμε εκεί πάνω. Και είμαστε δύο αυτοκίνητα στην παρέα. Έτσι σου έρχεται μόνο του και λε τώρα, Αν πάρει μια φωτιά ένα από ένα τσιγάρο από μια μαλακία, τι θα γίνει εδώ μέσα. Όχι πρόσβαση δεν υπάρχει, ούτε ελικόπτερο δεν μπορεί να πλησιάσει, ούτε ελικόπτερο Μην πούμε τώρα για τα κτίρια που είναι καταπληκτικά και δεν τα αναπτύσσουν επειδή ήταν του βασιλιά. Άμα ήταν του Άρη Βελουχιώτη θα ήταν επισκέψιμα, έτσι όπως κάνει και του Μπελογιάννη το σπίτι κάτω στα να πούμε. Είμαστε κομπλεξικοί όλοι, αγαπητοί φίλοι. Εγώ θα τα χώσω σήμερα. Δεν ξέρω ποιοι θα ενοχληθούν, ποιοι δεν θα ενοχληθούν. Δεν μιλάω τώρα για τα λοιμόξυφτερα που είναι απέναντι μου, μιλάω για όλου εμά εδώ, του φίλου. Και αυτή όλη τη μεγάλη παρέα του Αλμπέντο, που έχει την ψυχαστασία τη, βέβαια. Αλλά θεωρώ, ήθελα να πιστεύω, ότι είναι προ την καλή πλευρά, ρε παιδί μου. Κάθε ένα έχει τη μόρλα του και την ψάχνει και λίγο. Δεν λέμε τώρα για τους... τι ξανχιέ κι ειδικά τις βαμένες ο Μίτσο χώσε λέει ρε έχουμε χρόνο ακόμα είναι νωρίζε τώρα χαλαρώνω, με έχει μ' αρέσει ο ήλιο και προσπαθώ πίνω δεύτερο καφέ κολλητά διπλό να συνέτω και μόλις όλοι μαζί στο σκουφά 42 ο Μίτσο μου αγοράκι μου Και δεν κάνω τον πονηρό, τις εμπειρίε μου θα καταθέσω, γιατί μπορώ να έχω κάνει τι μεγαλύτερες μαλακίες που υπάρχουν, ναι, όμως θα καταθέσω τις εμπειρίε μου και πώς λειτουργήσε το παιχνίδι, πού μπορούσε να είναι, από την καλή πλευρά, ως προϊόν να το πούμε έτσι, μπροστά, και γιατί δεν είναι εκεί που θα πρέπει να είναι, αφού όλοι το παίζουμε ψαγμένοι, λίγο ως πολύ, και ελληνοκεντρική δηλαδή πάνω απ' όλα βάζουμε και το χώρο στον οποίο ζούμε και αυτό είναι που μας εμπνέει η γραμματεία η αρχαία το ένα το άλλο και λοιπά εγώ θα τα πάρω από την αρχή χαλαρά <coughs> δεν θα απαντάω σε αυτά που θα βλέπω απλά τα μαζεύω και στο φινάλε φινάλε έτσι για να κάνω και μια σουπρίζα πιο αργά εάν κανεί έχει κάτι να πει αφού έχει ακούσει Μπορεί στο Μέσατζερ αν είναι φίλος μου στο facebook ή στο πριβέ του chat να αφήσει ένα σταθερό τηλέφωνο και μπορώ να το βγάλω στον αέρα Και επειδή έχω κομπλέξει εγώ Γουστάρω το ρεκόρ στον Αλπέντο σε μια εκπομπή Το έχει ο Γιαννούλάκης Της προηγουμένης εβδομάδος εκπομπή 35.500 τυπήματα είχε η εκπομπή του Λοιπόν, για να καταλάβετε ότι Το θέμα είναι να πηγαίνουμε όλοι καλά οπότε και το σύστημα να πηγαίνει καλά και όχι ποιο τον άλλο για να φανεί εκείνος κάτι που έχει ρημάξει το μυαλό σε όλη την Ελλάδα. Και επειδή έχουν πρόκυψει και πολλοί ε, δάσκαλοι στον χώρο μας με τις πενιτούρες και τις ογδοντούρες πολύ αργότερα βέβαια εγώ θα κάνω αυτή τη χρονολογική αναφορά. Μπα και ισιώσουμε λίγο γιατί έχω βαραθεί να φτύνω κουκούτσια. Έχω βαραθεί και να βλέπω να κουτουλάνε άτομα του χώρου μετά από 10, 20, 30 χρόνια σε αυτό το περίπατο. Είτε είχαν την τύχη να βγουν μπροστά, τηλεοράσει, ραδιοφωνοποιητικά, είτε είναι σε άλλε παρέ, στενέ κλπ. τη κοινή αυτή αντιλήψεως oh, και απλά εγώ θα περιγράψω τη καλή συγκυρία που είχα θεωρώ τη χαιρό τον μου, γιατί τη γουστάρω πάρα πολύ αυτό και δεν εννοώ το ραδιοφωνό εννοώ το τρόπο και το χώρο αυτό που λέμε αναζήτηση γιατί λύνει πάρα πολλά προβλήματα υπαρξιακά για τη φίλη πάρα πολλά δεν λέω όλα λέω πάρα πολλά Θέλει όμως τακτική στη σκέψη, δεν θέλει να παρασύρεσαι και να κάθισε να ακούς και να είσαι παρατηρητής. Εγώ τουλάχιστον αυτό έκανα 30 τόσα χρόνια. Άρχισα να ακούτσομπολεύω εδώ με τους φίλους μου που έκανα μεγάλη προσπάθεια να του μάζεψω και τους ρόλου σημαντικούς και είναι. Ε, στα τεσσέρα μισόνια του Αλμπέντου Αν βάλουμε και το εξάμεινο του 14 Το πρώτο στο σταθμό του Χιονισμένου του άνθρωτζουμποξ Τελευταία πενταετία Έχω μια αρχή στο μυαλό μου να ξεκινήσω... Κάποια στιγμή πηγαίνω λίγο πιο μπροστά στον χρόνο... από Το 84 να ξεκινήσω... Το 84... Μπορώ να πηγαίνω και πίσω... Τι συνέβαινε πριν το 84... Γιατί σήμερα... Αν πάρουμε σαν τελευταίο στίγμα... Προς τη... Σε δημόσια θέα το πικ... Τις πύλες του Ανεξηγήτου... Την τετραετία... Φθινόπορο του 4... Φθινόπορο του 9... Από τη πύλε. Που από εκεί πέρασε το σύστημα, όλο και λοιπά, και λοιπά. Και εμεί ήμασταν η αιτία που γίνανε αυτέ οι εκπομπέ, οι συγκεκριμένε, η σειρά αυτή, αυτή όπω και άλλε. <coughs> Τα πράγματα έπρεπε ήταν πολύ απογειωμένα. Και θα πιστεύω θα είχαν επηρεάσει κάπω και την τρέχουσα πραγματικότητα στην κοινωνικοπολιτική ροή των πραγμάτων. Διότι αυτοί όλοι είναι αν θέλεινε και χτυπάνε τι την ελληνοκεντρική σκέψη. Με όλη την ευρύτερη έννοια τώρα για να μην λέμε διάφορα και νομίζω ότι πάνε να χαρακτηρίσουμε κάποιον ή να μας κακό χαρακτηρίσουνε. Μπορεί κανεί στην πορεία να θεωρήσει ότι μπορεί να πω για τίποτα εγωιστικά. Από μακριά από μένα, επιστέψαμε δεν πρόκειται να πω εγωιστικά. Εγώ αυτό, εκείνο, τ' άλλο, καθόλου. Εγώ θα πω γυρίζοντας στην την Αμερική ποια... τι κουβάλαγα στον εγκέφαλό μου, πώς ήθελα να παίξει μπάλα αυτό που είχα στο μυαλό μου, που παρενέβηνε εγώ με τις μικρές μου δυνάμεις, Ποια ήταν η πορεία των πραγμάτων και πού είμαστε τώρα και τα συμπεράσματα στο τέλος της διαδρομής, της ημέρας που λένε ή της νύχτας σήμερινής, βγάλτε τα μόνοι σας». Και όλο αυτό το σενάριο που αποτελεί αυτό που λέγεται Γιώργος Αρποδίνης στο χώρο αυτό εδώ Έχει δύο-τρεις κύκλους ομόκεντρους Δηλαδή ένα κύκλο είναι το στενό περιβάλλον ενό ανθρώπου Το συγγενικό, το στενό φιλικό περιβάλλον κλπ Το πιο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, επαγγελματικό κλπ Και ποια είναι η κατάσταση που κρατεί στον χώρο μα, Δηλαδή στην Ελλάδα πολιτικά ενώ κάποιοι την έχουν δει αλλιώ που πάει το ρεύμα και που σπρώχουν τον κόσμο. Διότι περί σπρώξηματος πρόκειται. Και τώρα ακόμα το σπρώχουν αλλού ενώ ετοιμάζουν άλλα. Και πως μερικοί πάρα πολύ λίγοι. Υπερβολικά λίγοι Είχαν δει το εργάκι Για τα επόμενα 25-30 χρόνια Εδώ βάζω εγώ ότι Απολύτως την προσωπική μου αντίληψη Και δεν πέσανε στη λουμπά Καθόλου Καθόλου Παρότι υπήρχαν Ενγενή προβλήματα Στο στενό επαγγελματικό Οικογενειακό περιβάλλον Αλλά αυτό είναι Το πολύ λίγο Το προσωπικό το θέμα είναι ότι στο κοινωνικό περιβάλλον που ζούμε με τις εντάσεις που δημιουργούν επίτηδες τα κομματόσκυλα ανεκάθεν εγώ προσωπικά γιατί 90% θα εκφράσω τον εαυτό μου δεν μπήκα σε αυτό το τρυπάκι και οι λόγοι είναι πάρα πολλοί που το συμπέρασμα θα βγει στην πορεία. Τώρα τρακάρωμε βράχο κρύς, αλλά έχουμε πέσει όλοι στο βράχο να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε τι θα γίνει. Τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Λοιπόν, και όταν φτάσω στο σημείο, γιατί βάζω λίγο τραγούδια, τραβάω ότι φέτα να το βάζω χαλί για να θυμηθώ μερικά πράγματα που θέλω. Αν και εγώ δεν χρειαζόμουν σημειώσεις, θυμάμαι και την παντελώνει φορά για ο καθένα και τι καθένας, έλεγε και κυρίως θα δώσω έμφαση τουλάχιστον στο ξεκίνημα σε αυτούς που δεν ζουν σήμερα όπως είναι ο Φουράκης, όπως είναι ο Γιώργανάς όπως είναι ο Εκατερινίδης εγώ αναφερθώ πάντα σε αυτούς που είχα στενές σχέσεις κοινωνικές, φιλικές και οικογένειακε, μέσα βέβαια την οριμία της κοινής αντίληψης που λέγεται αυτό, το ψάξιμο και αυτή είναι από τους Πρωτεργάτε, αγαπητοί φίλοι. Και μπορεί να πηγαίνω λίγο μπρο-πίσω στον χρόνο, αλλά αυτό θα βοηθήσει να κάνουμε και συνδέσει. Διότι όταν εγώ πρώτη φορά άκουσα τη λέξη Matrix στον εγκεφαλό μου, ήμουνα 14 ετών. Και μου το ανέλησε ένα μπαρμπάσμο. Στα 14 we... Και λέω ρε ευθείο τι λες τώρα Εντυπάται ο σπάντος δεν θα μείνω Και okay. απλά τα πετάω για να πάω λίγο πιο κάτω ε, Άντε ασχολήθηκα 3-4 χρόνια Μπουρουμπουρουμπουρου Το κατάλαβα τι συνέβαινε να γινόμουν αέφηβος Πριν πάω στο στρατό Στην πενταετία Λέει 14-15-20 Για μένα Το θέμα όχι τη γνώσης που αποκτάμε Κάθε μέρα δεν λάθουμε Της αντίληψης τι παίζει Γενικά και λίγο πιο μέσα Το χαπάρι χαμπάρι Και γιατί το λέω αυτό και ξεκινάω έτσι Γιατί πολλοί έρχονται τώρα εδώ Ή συζητάμε Με παρέες Διάφορες Ή θέματα που Αναπτύσσονται και εδώ Κατά καιρούς την πενταετία αυτή Ή και παλιότερα σε άλλα ραδιόφωνα Στο κανάλι 1 στο Jeremy Groove γλπ έρχονται και λένε Μάτριξ τώρα και εννοώ δεν εννοώ για το κοινό που, να, που ενδιαφέρεται και θέλει να μάθει σε μένα προσωπικά Και πουλάνε μαγκές και λέω ρε παιδιά έχετε αργήσει 30 χρόνια Συμμαζευτείτε λίγο να δούμε τι θα γίνει, εγώ θα βάλω αυτά που ξέρω, θα βάλεις αυτά που ξέρεις Ο άλλος αυτά που ξέρει πάμε παρακάτω και πουλάνε μαγκές και του λέω, παιδιά, αυτά που λέτε, εγώ τα έχω υπόψη μου, ψυλιασμένο δηλαδή, δεν δηλαδή, λέω, δηλαδή, Α, τι είναι αυτό που λε τώρα, πρώτη φορά τα ακούω, Από τα 14, πριν 45-50 χρόνια τώρα, τι έρσε και μα, λε αγοράκι μου. Διότι είναι πολύ στο χώρο μα που ω χαρακτήρε και ω γνώσει είναι καταπληκτικοί, αλλά ω φέρεσαι και διαχείριση όλου αυτού του πράγματο, μιλάμε για grand μαλάκε. Grande homos. Λοιπόν, για επειδή το λέω και κάθε τόσο εδώ... Για να το καταλάβουμε αυτοί που έρχονται εδώ και του παρελθόντος του πιο παλιού εκτίθενται σε δημόσια θέα εν Ελλάδη και στο κοινό που τους ακούει και σε άλλους που άκουνε, από παντού παρόλα αυτά έχουν σκληρή μέση δεν έχουν ευληγησία και έχουν πει πολύ προχωρημένα πραγματά έτσι εγώ θα αναφέρω τους πάντες σήμερα και τι έχω κερδίσει εγώ από τον καθένα ναι κερδισμένος είμαι εκ των αποτελεσμέντων και γιατί το κάνουν αυτό που κάνουν σύνοτι υπήρχαν και και κόντρες και γιατί τα είπε αυτός και εγώ είμαι καλύτερος και λοιπά μπουρδές έχουν πει και τούβλα. Ναι, δεν, λέμε, δεν, δεν παίρνουμε τώρα τι έχει πιο ο καθένας αν είναι τούβλο. Ό,τι και να πει ο καθένας εάν δεν μιλάνε όλοι να λένε τα διαφορετικά τους Μάριο δεν θα καταλάβουμε ή δεν θα πάνε παρακάτω. Εγώ είμαι υπέρ διαφωνίας να το ξέρετε. Δεν πάμε μάλιστα ναι, μάλιστα. Α, τι είπε, ποιος το πει αυτό. Α, ναι, πω καταπληκτικό. Όχι. Τι αγορεύει βούλεται. ανέβα πάνω στο βήμα στην παρέα είναι τώρα σε ομιλία και λοιπά και πες ό,τι σου κατέβει και οι άλλοι από κάτω παρόντες ή οι ακροάτες θα κρίνουν δεν είμαστε δογματικοί εδώ τουλάχιστον εγώ και προσπαθώ ο καθένας που ήρθε εδώ ή συναλλάστε με εμένα και εκτός Αλμπεντονό να καταλαβαίνει τι λέμε γιατί πολλοί κόσμος είναι στο τρυπάκι του κλεισμένος και δεν μπορεί να βγει είτε γιατί φοβάται πολύ σοβαρό αυτό είτε γιατί δεν ξέρει γιατί θα συναντήσω τώρα εκεί έξω που θα πάω ενώ έξω από τις συνήθειες του αυτό ενώ έτσι έμπα, λοιπόν και επανερχόμαι ο πιο βολεμένος από όλου αυτούς που έρχονται εδώ τώρα και που μεγαλώσει και 30 χρόνια βέβαια ήμουνα εγώ και πιο, ο πιο ασχέτος με τη στενή έννοια του όρου Δηλαδή δεν είχα κανένα λόγο εγώ τώρα να βγαίνω μπροστά και να κάνω τον ουφολόγο. Εννοείται το 1985. Είμαι στα χαλί μου αμόγω στην παραλία, στα ναυτιλιακά μου, καγκαράκο, -κα, κοκ, -κο, το καφέ μου στην ναυτιλιακή λέσχη. Ε. Ε. Ε. Μια χαρά. Κανένα λόγο δεν είχα. Έτσι, αυτό το κρατάμε. Το κανένα λόγο δεν είχα. Ξαφνικά λοιπόν Ενώ το βράδυ κοιμάμαι στο σπιτάκι μου Το πρωί Την άλλη μέρα το μεσημέρι Ή μάλλον την ίδια ώρα το μεσημέρι γιατί πάμε πίσω Είμαι στη Νέα Υόρκη Έχω γαγάλιση του αεροπλάνο, Δεν έχουν σημασία λεπτομέρειας Αλλού θέλω να πάω Και είμαι στη Νέα Υόρκη Και ενώ έχω και τον αδερφό μου Στο Σικάδο που έχει πάει για σπουδάση και είναι χρόνια εκεί και ξέρει τα κόλπα δεν του έχω πει καν ότι έρχομαι δεν το ξέρει νουκαμπά δυσταρό πλάνο εγώ και πάω σε δικά μου πρόσωπα στη Νέα Υόρκη εποχέ τώρα δεκαετία 80 λοιπόν έχει έρθει ο Χουντίνι εδώ θα κάνουμε μια γενική διαδρομή σήμερα πάτε λίγο πίσω το μυαλό σας όλοι Έχει έρθει ο Χουντίνι εδώ και έχει αρχίσει και ξυλώνει το πουλόβαρο. Το πουλόβαρο το ξύλωσε κανένα, αυτός το ξύλωσε. Έχει έρθει εδώ αυτός λοιπόν ο αρχιπράκτορας. Ο οποίο έχω φωτογραφία στο αρχείο μου Είναι το 1947 Όπου είναι τρεις Και συζητάνε για την ίδρυση Του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Τρεις ε, Οι άλλοι δύο Αμερικανοί Δεν τους θυμάμαι Ο ένας ήταν αυτός Ο Χουντινή Το 1947 Σκάει το Ρόζουελ Ιδρύεται ο ΙΕ Ιδρύεται το Ισραήλ Και όλα γίνανε το 1947 Ο πριν το χουντίνι το είχε ξεκινήσει ναι Αλλά λέμε τώρα έχει το χουντίνι Με όλο το μάρκετινγκ και το προμόσιο που έχει Και έχουν γραφτεί αυτά Έχει πάρει και μια εκατοστάρα εκατομμύρια Dollars Και κατεβαίνει εδώ Να το παίξει σοσιαλό αριστερή κατάσταση Σαν και τον καινο, αυτό που έχουμε τώρα το πινόκιο Και έχει κρεμαστεί ο κόσμο από το στόμα του Και παίρνει 48% Λοιπόν και τρέχουν όλοι θα πω και προσωπικά θέματα με την έννοια του περιβάλλοντος μου Δηλαδή ξέρω άτομα τώρα που ήταν για κλωτσές Και μπήκανε στην Ολυμπιακή Στον ότι Εκεί Ήδη Συνδέστε τα αυτά Οι συντάξεις που παίρνουνε πολύ τώρα 30-35 ετών Είναι τα πασόκια τα τότε που μπήκανε με το τσουβάλι μέσα Τα πασόκια τα τότε πληρώνει όλη η Ελλάδα τον, τον εαυτό του πληρώνουν α. Εντάξει να διευκρινίσω γιατί θα τα πω αυτά. Εγώ έχει σημασία για την ειδική μου κοσμοθέτηση. Αποκλειστικά δεν έχει να κάνει με κανέναν από εσά. Αυτά που θα πω είμαι κανένα που ξέρω, είμαι κανένα που δεν ξέρω. Εγώ είμαι στην αντίληψη καραχύπη. Δηλαδή, μπορεί να κοιμάμαι σε χίλια τετραγωνικά με 38 πισίνε και 7 ροζόι, και μπορεί να κοιμάμαι και στα δέντρα σε μια ώρα. Είμαι ο ίδιο ψυχολογικά. Αυτό έχει σημασία για τη δική μου κοσμοθέαση, πως βλέπω τα πράγματα στη ζωή και γι' αυτό δεν έχω, δεν άγχομαι, δεν πανικοβάλλομαι, δεν παίρνω χάπια, δεν έχω πάρει ποτέ στη ζωή μου χάπια εγώ μόνο για κανένα πονόδοντο που σε τρελαίνει. Λοιπόν και έχει σημασία αυτό γιατί εγώ μεγάλωσα την περίοδο εκείνη, την περίοδος ψυχεδέλειας τον Ντόρστ, του Τζίμι Χέντριξ, του Ρόλιγκ Στόουν, του Μπίγκ Φλόιτ κλπ. και, και, και τη καλή περίοδου τη ελληνική μουσική. Είτε λέγεται νέο κύμα, είτε καλό έντεχνο, είτε καλό λαϊκό. Δεν απέχω, τα ξέρω όλα όπω είναι Και κάτω από την κουρτίνα και πίσω από την κουρτίνα. Και λόγω που είχα με την αυτιλία, είχα και από εκεί <coughs> πληροφόρηση. Διότι όταν κλείνει ο άλλος έναν ναύλο και είχε κάτι υπογραφές σε κάτι μηδενικά, για δύο, τρία, τέσσερα χρόνια, ξέρει τι θα συμβεί εκεί που πάει το παποράκι του τα επόμενα τρία, τέσσερα χρόνια, αμοιχά στην περιουσία του. Άρα ήξερα. <coughs> ναι Εσύ τουλάχιστον ξέρεις τώρα Παρότι γνωριζόμαστε τέσσερα χρόνια Ξέρεις και παρακάτω Μπορείς να πεις ό,τι Ξέρεις τι εννοώ Μπορεί τώρα άμα το χοντρινό Να πούνε μερικοί Ότι πρέπει να είμαι ψυχασθενής Ψυχανόμαλος και τρελός Να απαξιώ το χρήμα Ή το πολύ το χρήμα Δεν είναι εκεί Δεν είναι Αυτό που λέμε υπερά του χρηματο Άλλο το χρήμα και άλλο πώ χρησιμοποιεί Το χρήμα και γιατί Και προς ποια κατεύθυνση all, yeah. Εγώ ότι μου δεν μιλάω για γενιέ, Εγώ μιλάω ημερολογιακά yeah. Τότε Έχουμε αυτή την πολιτική κατάσταση Συμβαίνουν αυτά Εγώ είμαι έτσι κάνω αυτά αυτό λέω. Δεν λέω ποιά γενιά είναι καλύτερη. Ολο λέω ποιά γενιά εγώ μεγαλώνοντας. Είχα την τύχη να γεννηθώ στη Φωκαιονός Νέγρη, τη Χρυσή εποχή εννοείται, που μένανε οι 8 στους 10 του ασπρόμαυρου κυματογράφου, μένανε εκεί. Δηλαδή να όμως αυτού από πιτσιρικάς. Όταν έχει ένα τέτοιο περιβάλλον γύρω σου, κοινωνικό, όχι ήταν κολλήτιμο. Όταν τσιριγκάτσε με, ε, δουλεύει λίγο αλλιώ. Το συνηθίζει, παρ' το πάρτο, και έτσι. Ή, ήταν κόλλητος του πατέρα μου, ο Μανώλη ο Χιώτη. Α πούμε, εμένα για αυτό στην Μπάρνιθο ένα τετράγωνο από πάνω. Γι' αυτό βάζω τι συγκυρίε των πραγμάτων για να συνοηθούμε έτσι. γιατί στη Σούμα εγώ στο προσωπικό μου επίπεδο, που μπορώ να γράψω 7-5 με την προσωπική μου ζωή, δεν έχω φτιάξει ούτε ένα άρθρο πότε. Αυτά αφορούν εμένα, την έχω, έχω περάσει πάρα πολύ καλά, πολύ πιο πάνω από το μεσόωρο. Οπότε δεν έχω τέτοια θέματα. Εγώ είμαι από τα άτομα που λέμε χορτάτο από όλα και από την αναζήτηση το χώρο που θα αναφερθούμε σε λίγο και από εκεί είμαι πάρα πολύ χορτάτος και το προσπαθώ μέχρι τώρα μόνος μου και αντί να έχουμε συμπαράσταση ψυχολογική εννοώ από άτομα που πρέπει ή έχουν ευεργετηθεί έχουμε και αντιπαλότητες αυτή είναι η μαλακή τώρα. έχουμε και αντιπαλότητες λοιπόν εγώ έχω την τύχη από πιτσιρικάς να μην μασάω εύκολα ρε παιδί μου δεν λέω δεν έχω κάνει λάθη ή δεν αυτό πάντα παίρνω τη θετική πλευρά και είμαι καλό προαίρετος λόγω εμπειρίας γνώσεων καταστάσεων και λοιπά το πάω μέχρι το 9 στο 10 περνάς την πόρτα για πας πίσω όποιος και να είναι αυτός Αφήνω λίγο να τρέξει η Dia γιατί έχει σχέση με την ειμοποίηση Private Investigations. Λοιπόν, και επειδή έχει σημασία τώρα πώ το έχει δει το έργο ο καθένα, να πω μια λεπτομέρεια σε μια φράση. Έχω αφήσει εγώ τη χλίδα μου τώρα εδώ και την προοπτική μου όλη. Και είμαι στη Νέα Υόρκη, στον Εθνικό Κηρικά, την ελληνόφωνη εφημερίδα που είναι εκεί, η οποία βγαίνει από το 1924. Και κάνω delivery το βράδυ την εφημερίδα, 65 με 70 μίλια εντό και εκτό πόλεω. Μέχρι το αεροδρόμιο Κέννετι που ερχόντουσαν 800 κομμάτια για την βουλή των Ελλήνων εδώ να διαβάζουν οι γυπτοί. Τρεις με έξι το πρωί. Δεν κυκλοφορούν αρούρεα 3 με έξι το πρωί στη Νέα Υόρκη. Φοβούνται. μέχρι το πρωί αγαπητοί φίλοι στα μέσα της δεκαετίας του 80 στις Νέα Υόρκη δεν κυκλοφορούν ούτε οι αρουραί, και θα πω και ένα περιστατικό τώρα στο φτερό και θα πάμε παρακάτω βέβαια που έχει σημασία έχω κάνει μια μαλακία ε, επαναλαμβάνω 3 με 6 τη νύχτα αυτό και περιοχέ, δεν ξέρω ποιε έχουν πάει στην ΑΕΟΚ, Spanish Harlem και τέτοια πράγματα τώρα έτσι, όχι μέσα στο Μανχάτο, Ουρε, Πέμπτη Λεωφόρο κλπ. Και, και κάνω μια μαλακή ένα βράδυ, σημειωτέν ότι όλα τα delivery εκεί γίνονται νύχτα, που υπάρχει ησυχία, έξω από το πρωί σταματάνε τα πολύ commercial, γιατί γίνεται τσιγκωμήρα από τραφικ και έχει πάρα πολύ μπατσαρία περιπολικά συνέχεια και καλώ, γιατί αν δεν έχει. Θα είχε γίνει η κατάσταση εκεί μήλος Και κάνω μια μαλακία ένα βράδυ Και παρκάρω το αυτοκίνητο Αφού χαμηλώσει και τα φώτα Στο σημείο που έπρεπε να σταματήσω Να αφήσω Ένα μάτσο εφημερίδες να πούμε, Πίσω από το περιπολικό Ήταν ένα περιπολικό εκεί Ο ένας ήταν μέσα Ο άλλος ήταν έξω κάπου έκανε μια έρευνα Την καταλαβαίνω αυτομάτως τη μαλαγία που κάνω, οπότε παίρνω το δεματάκι και περνάω μπροστά του να με δει, πάω, το αφήνω και φεύγω. Ξαναμπαίνω μέσα και πριν βάλω μπρο έρχεται ο μπάτσο, με χαιρετάει και μου λέει My friend, don't do that again because I shoot you. Διότι πήγα από πίσω του με χαμηλά φώτα και είχε έστει για πάνω του. Εκεί δουλεύουν τα, τα μηδράλια. Δεν όπω εδώ να περνάει εδώ ο αστιφύλακα γιατί πάει να κάνει το, το έργο του. Ε, Α θα έτσι. Μιλάει πω όπω η Κάγο γίναμε. Το Σικάγο είναι μπομπονιέρα. Δεν, δεν, δεν υπάρχουν αυτά εκεί. Κυκλοφόρησε άνετα. Δεν έχει το βράδυ πρόβλημα. Δεν λέμε να πας και στη χειρότερη κακόφμη συνοικία, γενικά στο κέντρο, δηλαδή εδώ μπορεί στο κέντρο. Δεν είπα να πας στο ζεφύρι. Εκεί δεν ούτε την μέρα. Και δεν σενοχλεί εκεί το πολιεθνικό του πράγματος, διότι όλοι υπακούουν στον νόμο, αλλοί μόνο και να μην υπακούανε. Εδώ κάνει ο καθένας ό,τι θέλει... Τους είπαν ότι οι Έλληνες είναι μαλάκες... Ελάτε πάρτε επιδοτήσεις... Και πηδάνε εμάς... Αφού είμαστε στο Αμερικάνικο για Δεν φέρνουμε εδώ... Και μερικές, μερικές νομοθεσίες Αμερικάνικες... Να δείτε πως σιώνει το έργο... Δεν δηλαδή, κατάλαβα... Α, ε, αριστερές αντιλήψεις του κόλλου τώρα... Με δεξιά μαλακία και γλύφιση στον κάθε πρόεδρο του Αμερικανό. έτσι δεν είναι για υποστήριξη βάλετε και πέντε νόμους εδώ μέσα να καθαρίσει το τοπίο να ξεπερδεύουμε πως θα γίνει δηλαδή <Τι> λοιπόν θα κλείσω την παρανθέσια γιατί παρανθέσια σας πρόκειται γιατί έχει σημασία που το λέω έχω πάει και στον αδελφό μου Έχω χάσει δύο της εβδομάδες και του λέω: ρε, μου, τι κάνεις εδώ πέρα. Και μου διόρθει 10 εκατομμύρια στο Σικάγο άτομα και κάνουν υπνοπαιδεία. Ελά ρε, μου λέει που ήρθε τώρα εσύ εδώ, να μα πει τι κάνουμε εμεί εδώ στην Αμερική. Λουγαλά. Τουλάχιστον για δεν πήγαινε στη Νέα Υόρκη ή από την άλλη μπάντα, στο Σαν Φρανσίσκο ξέρω Λεγαλά. Μετά από 15 χρόνια 20 μου είπε ότι είχα δίκιο. Το πήγε 15 χρόνια να καταλάβει ότι είχε πιαστικό ροϊό εκεί που είχε πάει. Και να σκεφτείς δεν είχε πάει για να πει, είναι στα δύσκολα, έχει μπει στι δουλειέ μέσα, να επιβίωσει, σπούδαζε και όλα, και είχε, λέει παιδί μου, το, το μάτι γύρω γύρω, δεν είχε οικογένεια να έχει πίεση να το πούμε έτσι, να ανταπεξέρει στην καθημερινότητα που έχει τη λογική του. Και δεν έκατσα και πάρα πολύ εγώ, τρία χρονάκια έκατσα, εγώ κατέμπαινα βέβαια για τα θέματα που με απασχολούσαν τότε και αποφάσισα να μείνω στην Ελλάδα με την έννοια τη επιλογής. Δεν είναι ότι δεν είχα εκεί δυνατότητα, μείνω ή οπουδήποτε είχα πει μια φορά εδώ μεταξύ ο Βαριαστοίου που είπα να μείνω σε είμαι του πλανήτη γουστάρω. Είναι επιλογή μου να είμαι εδώ, άρα είμαι αντίον αυτών που φεύγουν για έξω. Που είναι και πιτσιρικάδες Να κάτσουν εδώ να πάλεψουν Έξω θα γίνουν σκλαβάκια Μέχρι να πάνε 40 να κάνουν καριέρα, Θα είναι σκλαβάκια να τους το αίμα Σου πετάνε τα φράγκα για να ασυστίβουν Και νομίζω οι περισσότεροι αντιλαμβάνονται Τι λέω Δεν, είμαι, δεν λέω να πηγαίνει κανεί έξω Να σπουδάσει και αν γυρίσει Αλλά έστω και το κατά ανάγκη Προτιμά να πάνε έξω πάνε στο χωριό τους νέες ιδέες στην περιφέρεια και λοιπά και μην μου που τα ξέρω μου τάπανε οι ίδιοι εκεί που το Αμερικάνικο Όνειρο τους έφαγε τη ζωή δηλαδή ένα μεγάλο αμάξι και ένα καλό σπίτι και τους έφαγε τη ζωή τέλος έχω δει τραγικά πράγματα εγώ και αγαπητοί φίλοι με τη λέξη νοσταλγία τραγικά, απίστευτα αλλά μην ανοίξουμε αυτό το θέμα τώρα. Πάμε να κάνουμε μια άλλη κουβέντα. Απίστευτα και τώρα μιλάμε. Έχω δικά μου παιδιά, εγώ και φίλου, αδέρφια. Κλένε κάθε μέρα ψυχολογικά. Κάθε μέρα. Όποιοι κατεβαίνουν στο κέντρο και δουν στο πλάζα εκεί το ξενοχείο την, που κρέμανται σημαίε, βλέπουν την ελληνική σημαία γιατί του φεύγει ηούγια. Και εδώ τα αλυτάριά την καίνε. Και δεν του δίνουν ψήφο. Γι' αυτό δεν του δίνουν ψήφο γιατί έχουν φτιάξει ένα μαγαζί εδώ και το αρμέγουν και λέει φέρτε φόρους κουφάλες εδώ θα σας στύψουμε ούτε ιδιωτικά πανεπιστήμια ούτε τύπο αυτοί που σπουδάσανε τα λιταριά σε ιδιωτικά δεν σπουδάσαν έξω οι αλήτε για να κάνουμε σύνδεση τώρα για αυτό σας λέω ακόμα είμαστε στο 84 και δεν έχω αρχίσει τη Τσάιλα το 71 Η, η, η κοινωνία ελληνική σάπησε Αυτή την 35η Στητά Ήρθε ο Χουντίνη Έβγαλε τα σκατά το πάτο τα ανέβασε απάνω Κάθε γωνία είχε Γραφία με πράσινο Και αν δεν είχες κανένα γνωστό Δεν σου δίνει ο ψωμί Αυτά είναι δικά μου, εκφράζω εμένα. Και όποιο έχει αντίρρηση από αυτού που με ακούνε και με ξέρουν, δεν λέω για το κοινό, προ Θεού, μην παρεξηγηθούμε απόψε, αγαπητοί φίλοι, να έρθει να μου τα πει και να ανοίξουμε και μικρόφωνα. Τεμπελόσκυλα τη 30η παίρνουν συντάξει τώρα και επειδή έχουν κοπεί βέβαια κάτι διχίλιαρα, τριχίλιαρα και ξύναν τον κολό του. Λοιπόν, ξέρω τώρα εγώ πάρα πολύ καλά, όταν μιλάω είμαι 85% και απάνω. Στο στόχο κυβερνάνε οι μέτροι. Έβγαλε μπροστά του μέτριου όλου. Δεν υπάρχει αξιοκρατία στην Ελλάδα. Και άμα πάει να κάνει και κάτι, σε τρώνε. Εδώ τρωγόμαστε μεταξύ μα και θεωρείται ότι είμαστε και νοημονόντε, αγαπητοί φίλοι. Έχω απογοητευτεί από τις μαλάκες που κυκλοφορούν εδώ ανάμεσά μας και το παίζουν και δάσκαλοι έτσι και γι' αυτό και θα πω εγώ στοιχεία, από ονόματα εγώ θα πω τι προσπάθεια έκανα γουστάρω να το καταθέσω να είναι για τα γεγράμμενα για να μην πουλάνε τρελά γιατί κυκλοφορούν και λένε έλα μωρέ ο Γαρποδίνης ο, Γαρποδίνης, ο, Γαρποδίνης, ο Γαρποδίνης έχει βοηθήσει όλου. Γιατί δεν είχε συμφέροντα για αυτού του βοηθού όλου. Δεν είναι αρθρογράφο, διευθυντή πυροδικού, εκδότη κλπ. Είναι χομπισά. Είναι η μουρλά μου. Γουστάρω ρε παιδί μου. Ο άλλο πάει στο καφενείο, ο άλλο πάει στα μπουζούκια. Ο άλλο πάει εδώ, α πάει εκεί. Εγώ γουστάρω αυτά. Όπου έχει συζήτηση για αυτά, είμαι μέσα. Ή επειδή πλέον ξέρουν, κάποιοι φίλοι μου λένε ρε να μαζευτούμε, να τα πούμε. Σε ρωτάνε, να μαθαίνουν, να ακούνε. Αυτό με ενδιαφέρε Και χωρί να το έχει καταλάβει κανεί και λόγω των μείε που ανοίξαν και θα σα πω την τριπλα, εγώ σε προσωπικό επίπεδο το έχω πετύχει και είμαι και φούλικανημένο. Δεν ξέρω για του άλλου. Και δεν με ενδιαφέρει κιόλα να ξέρω. Καθόλου. Τζημάρα. Θα βγάλει άκρη Οδυσσέα, μου Δησέα μου, μου. Δηλαδή, από τώρα ο τότε αυτό, τι θα κερδίσει, Ρε Οδυσσέα, Το θέμα είναι να ακούσεις το story ή μετά ο εκείνο αυτό το κολόπεδο έκανε αυτό και τι έγινε. Το σύνολο των πραγμάτων παίζει ρόλο. Μια και σήμερα θα πιάσουμε αυτή τη, δεν θα μ' αντέψει, είναι πολύ εύκολο να καταλάβει τι λέω. Έτσι νόμιρε, έτσι να αγοράκι μου, του δικού του χρυσοπληρώνουν. Ναι. Λοιπόν, και συνήθισαν να πούμε οι άλλοι, οι βολεμένοι, πώ αντιδράσει τώρα αυτό, έχει βγάλει μια σπάτουλα με, με τη γλώσσα και ένα κιλό τρίχα από πάνω η γλώσσα στη σπάτουλα, ξέρω πολύ καλά, το λέμε γενικά του να πάμε παρακάτω, στα πιο σιώδηνα, είναι και ωραία αυτά που θα πούμε και βγάζουν και γλώσσα τώρα, και επειδή εγώ τα χώνω. Λένε ο κακό ο Καρποδίνη. Ξέρει, εγώ το βράδυ δεν θα πάω όταν στην πλάτη δική μου πουλα τρελάσει. Αλλά μαλάκα έχει χάσει τη ζωή σου. Εγώ δεν έχω, έχω ζήσει. Έτσι, μια συνόμαθα. Γιατί εγώ είπα σήμερα να μιλήσω για πάρτιμο και έχω στοιχεία, τρελά στοιχεία να υποστηρίζω τι απόψει αυτέ. Και είπα στην αρχή. Ότι από όσου ξέρω Τα τελευταία 25 χρόνια Νομίζεις γάνεις ότι εννοώ τίποτα φιλαράκια δικά μου Που με αγαπάνε και του αγαπάω Ήμουνα πιο βουλεμένος με την έννοια την οικονομική έτσι Δεν ήμουν αράχτος δουλεύει 20 έως την ημέρα Και λέω μάγκε Τα έλεγα και σε κάτι ματσοδικούς μου κάτω Μι λέω ονόμα του Ωραία μαζεύεις λεφτά κάθε μέρα ένα, ένα εκατομμύριο την μέρα. Τα γίνε ρε παιδί μου, που θα τα βάλεις να πούμε. Τι θα τα κάνεις. Πάμε μια καφέλη αφού έχουμε δουλειά. Ρε πάμε για κανένα καφέ ρε πως τι να πούμε. Αφού πληρώνεις πλοιάρχους αρχιπλοιάρχους αρχιέτσι αρχιέτσι αρχιέλλιος. Χιλιάρια πολλά. Πρόπερση πυροβολήθηκε. Ο ένας. Απ' τους άλλους δέκα που ξέρω που είναι ακόμα στην παραλία. Οι οχτώ είναι με τ μη φας εκείνο, μη φας εκείνο παρά αυτό το χαμπή το πρωί, αυτό το μεσημέρι, αυτό το βράδυ. Και τι να αυτό τώρα ζωή. Και να βγαίνω η αγαφή και να έχει το τετράγωνο 300 άτομα από τον ιδιωτικό μου στρατό. Αυτό yeah. το είπα, εγώ με έχει πάρα πέφτει αυτό να το κάνουμε; Δεν πέφτει πάω και κοιμάμαι εγώ, σαν δεν τρώω, έχω πρόβλημα. <σχυρ> <σχυρ> Αν χαλίζω κιόλα. Λοιπόν, όλοι θέλαν να ράξουνε, να βολευτούνε, βολευτήκανε, τουμπεκή. Εμεί είμαστε αβολευτοί με την έννοια είμαστε ελεύθεροι. Λέει ο δημοσταίνη ή ελεύθερο ή ήσυχο. Άρα, καθίστε ήσυχα, παιδιά, για να μα αφήσετε ήσυχου σε μα. Εσεί καθίστε ήσυχα. Εμεί δεν είμαστε, δεν κάθόμαστε ήσυχα. Για να συνοηθούμε κάποια στιγμή σε αυτήν την χώρα. Α, μου ήρθε ένα τηλέφωνο θες να βγεις στον αέρα ξαναστήλε μου στο πριβέ να μου πεις και ας συνοηθούμε για πιο ύστερα Ένα φίλο μπορώ να πω γιατί μου το στείλε στο πριβέ και πιο μετά αν είναι μπορεί να το βγάλουμε στον αέρα να μας βρήσει να το βρίσκουμε να σχολιάσουμε δεν έχουμε πρόβλημα ξέρω τα έχουμε ξεπεράσει εδώ, δύο χρόνια Λοιπόν, να το πάρουμε από την αρχή λοιπόν Γιατί ήθελα αυτό το τη μία ώριτσα να το ζεστάνω Να χαλάσω κιόλα γιατί ήμουνα στα βουνά Και τα λοιπά και τα λοιπά Και να χτυπήσω και λίγο καφέ <laughs> Είσαι που είσαι βραχνίζω λέει Αν <laughs> ροχαλίζεις και όλα στην κάτσα με <laughs> Σε μπουλάκι κοιμάμαι γιατί δεν έχω νόχληση καν μου. Λοιπόν, δεν έχω δαγκώσει καν Και είμαι μια χαρά Λοιπόν, ερχόμενο λοιπόν από εκεί που είναι και επιλογή μου, όπως είπα, Υπουργό Πολιτισμού. Εντάξει, αγοράκι μου, ε, πιο μετά μου αφήσει λίγο χρόνο και θα μιλήσουμε στο πλήμπε για σε βγάλω όποτε γουστάρι. Λοιπόν, Υπουργό Πολιτισμού. για σου, Γιάννη, αγόρι μου. Είναι η κυρία Μελίνα Μερκούρη Έχει πετάξει στην παρόλα Με τα μάρμαρα και ακόμα έρχονται αυτά Τώρα σε ποιο παπόροι τα έχουν φορτώσει Δεν ξέρω Και θυμάμαι και ένα βίντεο Που ήταν ο Τόνι Μπλερ Πρωθυπουργός Και έχει πάει ο Σιμίτης Ο καταλληλότερος έχει, Είναι γραμμένο αυτό και έχει παιχτεί Στα καναλιά Απλά εγώ έχω μια λεφαντίαση κατά σύμπτωση και λέει: Πέσαι μια κουβέντα, παίρνει μια κουβέντα. Λέει: Έρχονται εκλογέ για τα μάρμαρα, θα μα κάνει λίγο τσουκουτσουκού. Ο Ελιά ο κοντό αυτό το λαμόγελο που κατέστρεψε την Ελλάδα και λέει: Τόνι Μπλερ, πεσαι μια κουβέντα για τα μάρμαρα. Η άλλη πέταξε την ατάκα και ο Ελίνα ζει 35 χρόνια με την παράμυθα. Μία από τι παραμύθε. Sad enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. Every whisper. Trying to keep an eye on you like a herd. Λοιπόν είναι υπουργός κυρία Μελλινά Μερκούρη Έχω σκάσει με τη Γατναμερική Έχω δει το έργο να παίζονται για UFO Αυτόπτεις Μάρτυρες και λοιπά και λοιπά Σε prime time εκπομπές Σε μεγάλα δίκτυα Τηλεοπτικά και Μαγκιά τι γίνεται τώρα εδώ πέρα Είμαι άτομο που με ενδιαφέρει Όπως και εσείς με ακούτε Είμαι μεγάλη παρέα Και λέω Παι, παιδιά τώρα θα πάω στην Ελλάδα Να πω το εξή. Είμαι μια παρέα στο, Λονδίνο, στο Νέα Υόρκη Downtown σε ένα μεγάλο βιβλίο. Και επειδή ήταν σχετικά τα άτομα, παίρνω κάτι βιβλίο μου και πάρω για αυτό το οποίο λέγεται Η Κυκλοπαίδια των UFO στην Αγγλική. Σημαντικό για μένα βιβλίο αυτό για την μετέπειτα εξέλιξη των πραγμάτων για τον εξή απλό λόγο. Είχε μέσα από το Α μέχρι το Ω, ό,τι κινιόταν στον χώρο μέχρι τότε, έκδοση 77 ήταν το βιβλίο, άρα μέχρι το 76, παλαιολυθική εποχή για σήμερα, είχε μέσα τα πάντα, τα πάντα, σε συμπυκνόμενα ίντεξ ήταν. Α αυτό, είχε μέχρι να αναφέρει και τον Αριστοτέλη ως αυτό από τη μάρτυρα UFO. Ωπ, λέω τι γίνεται εδώ, όπως τι. Στο πίσω μέρος, στο τελείωμα μάλλον του βιβλίου, έχει ένα index Ποια κλαμπ, πολιτιστικοί οργανισμοί και φορείς υπάρχουνε ανά τον κόσμο, ανά κράτος. τηλέφωνα, PO Box είχε τότε. Ε, και τα λοιπά δεν υπήρχαν τώρα αυτά που υπάρχουν σήμερα να, να συνεννοηθείς. Κοιτά, ο Γκρι έχει τίποτα. Τουρκία έχει τρία κλαμπ. Σημειωτέων τώρα έχει και μουσείο κάπου στην άλλη Γαρνασό και ένα στη Κωνσταντινούπολη. Όπου είχα έρθει σε επαφή εγώ από τότε. Λέω ρε, Πούση, τι γίνεται να πούμε τώρα, δοχά χάμω Γκρι κάτι λέω να πηγαίνω να ακούω ρε, παιδί μου, κάτι που ουσάρω, τίποτα. Και λέω στην παρέα, μόλι το βλέπω, Λέω παιδιά, εγώ θα πάω τώρα. Ήταν να κατέβω, α πούμε, Λέω πάω να φτιάξω ένα σύλλογο. Για εξωγήινο ανεξήγητα γιατί τι αβλή, θα πά στο γιαόρ τη Αρκούδα. Είπαμε είναι εδώ ο Χουντίνι και έχει αρχίσει το πουλόβερ να ξυλώνει που του πλέκει η μάνα του. Οπότε αφού κατεβαίνω εδώ και το έχω βάλει στο μυαλό μου, λέω δεν μπορεί να είμαι μόνο εγώ στην Ελλάδα, προσέξτε τώρα. Είμαστε το 1984, να άνοιξει. Δεν είπα μόνο εγώ στην Ελλάδα τρελός Και άμα έχει έναν στην Αλεξανδρούπολη Έναν στα Γιάννενα Έναν στην Πάτρα και έναν στην Καλαμάτα Άρα είμαστε πέντε Πού αν βρω Και πως Στο χώρο μας τι κυκλοφορούσε Μόνο το ανεξηγήτο Ήπηρχε άλλο περιοδικό Μόνο Και το οποίο ήταν μάλιστα και μετάφραση του unexplained του αγγλικού Δεν ήταν με ελληνικά κείμενα μέσα και διευθυντής τότε ήταν εκδότης Θανοθυραίος και διευθυντής ο Τάσο Πανάς. πηγαίνω λέω που θα βρω πόσοι διαβάζουν το περιοδικό τόσοι, άρα εκεί μέσα θα κάνω μια ανακοίνωση και κάνω μια ανακοίνωση και λέω δημιουργήθηκε ο σύλλογος ΤΑΔ παράξεναν εξήγητα κλπ κλ. κλ. τηλέφωνα αυτά σε μια εβδομάδα μέσα έχω 6.000 γραμμάτα και πια και πιά και τηλεφωνήτη έψα κάτω Άπ, λέω, δεν είμαι μόνο, μου Μια χαρά είμαστε, λέω τώρα Και έχω πάει λοιπόν στο Υπουργείο Επειδή ξέρω τα κόλπα και πως σκέπτονται τα Υπουργεία Και την ελληνική νοοτροπία, την οποία εγώ δεν την έχω Ενώ είμαι 1.100 ελληνοκεντρικός στη σκέψη Δεν έχω ελληνική νοοτροπία, λέω δεν ζηλεύω ότι είναι επιτυχία ανταλληνού δεν θέλω να τον εθάψω και να τον ταπώσω για ανέβω. Ανέβουμε όλοι παρέα. Δηλαδή ταπώνω εγώ του άλλου να ανεβαίνω, εγώ πάλι μόνο μου δάμε. Τότε μόνο είμαστε παρέα. Ε, δεν θυμάμαι, Εκδοση... θηραίο ήταν ο εκδότη και ο Πανάς ήταν ο... αυτό. Και ήταν και ο Γιώργο Ο Πίτασε. εκεί. Δεν ξέρω αν με ακούει, είναι στην Κύπρο τώρα. Έχει αράξει εκεί με το παιδάκι του. Καλησπέρα. Ο Γιώργο Ο ο οποίο είχε μία εκπομπή στην Ερτενα τότε, ραδιοφωνική. Τα μονοπάτια του γαλαξία Και έλεγε τέτοια Βράδυ αργά δεν θυμάμαι ποια μέρα ήτανε Και έπεσε Ας πούμε τον background που θυμάμαι εγώ Σε μια επομπή που με είχε φωνάξει και τα λέγαμε Και είναι τη κακομήρας Το 84 το Μάιο Έπεσε το Μάσκ Του Βαγγέλη να φανταστείτε Που ακόμα τώρα δεν το ξεκάνεις Ε, εντάξει Γιώργο να πολύ αλλά πιο μετά έτσι μου το ξανθυμίσεις σε λίγο έτσι για να μην χάσεις τον ήρμό μου Σας ευχαριστώ λοιπόν ετοιμάζω μια πρόταση έχω νοικιάσει ένα χώρο προσεκτερίσκο τώρα γι' αυτό δεν μπορώ να ακούω αε, οι λιθιότητες είναι τη 2019 δηλαδή δεν μπορώ ρε παιδί μου αν δεν ήμουν ένα καλός άνθρωπος άτοι θα πετάξω το μπαλκόνι παίρνω το ρίσκο και νοικιάζω ένα χώρο 300 τετραγωνικά Πατησίων και Αγαθοπόλεως Δεν ήταν η Πατησίων τώρα Όπως είναι τότε όπως είναι τώρα Και φτιάχνω ένα χώρο για Ομιλίες, εκδηλώσεις και λοιπά και λοιπά, Γενικά με ό,τι το παράξενο Και τα λοιπά. Θα έρθω εκεί Αμέσως σε λίγο Έχω ετοιμάσει λοιπόν η πρόταση Υπάρχει ο χώρος Υπάρχει το νομικό καθεστώς του Σωματίου Και πάω Και κρίνω ραντεβού Με τη Μελίνα Όπου η ελληνική νοοτροπία Προσέξτε τώρα Γιατί εγώ δεν μιλάω Και ό,τι πω σήμερα Και άντε κανιά φορά άλλη σε συμπλήρωμα Επειδή ξέρω το έργο 40 χρόνια 35 Δεν θα πάω να κουτουλάω Με αυτού τους μαλάκες Να πάω να πίνω δάνεια αν πάρουν τα λεφτά Την ψυχή, τη ζωή μου Για να βλέπω τα ντουβαρια Ειδικά με αυτούς. Είναι κλεφτρόνια και λιστές και απαταιώνες, το αποδεικνύουνε. Χτες διάβασα σε blog που μου ήρθε και τάξω και στις ειδήσεις σήμερα, το μεσημέρι, καταργείται ο νόμος, έχουνε τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, κλέβω δεν με κανένας, ο νόμος που υπάρχει για καταχραστές δημοσίου, καταργείται δια νόμου και δεν θα υπάρχει πλέον δηλαδή θα τα κλέβουνε και όλα και δεν θα πηγαίνουνε μέσα να κάνουνε κατάχρηση επισήμως και πάτε και συναλλάστε με αυτούς έχετε τρελαθεί έχω φίλους φίλες που είναι στα δάνεια και δεν μπορούν να αναπνεύσουνε και λέω τι κάνετε ρε μαλάκες, να πούμε κρατάμε ότι εγώ με χιπά έτσι στα τέτοια μου τους ογραμμένους η Κρυς ξέρει θα έρθω εκεί. Η Chris, εγώ ό,τι πως σήμερα έχω χαρτιά, στοιχεία, αξιοπιστότητα τους μάρτυρες, κασέτες ή συνεντεύξεις. Πριν 15 χρόνια, 20. Μην μου ότι τα μου σήμερα το βράδυ για να του πάρω το λάρυγγι. Ψυχολογικά. Λοιπόν, κλείνουμε αντεβού και μπαίνω στο γραφείο. Πάτε να ξέρετε, υπουργοί, επειδή πουλάνε μόρι, σε κλίνουν στο γραφείο και είσαστε οι δυο σας, Οπότε δεν έχεις μάρτυρες να πει Μα δεν μου είπατε αυτό, μου είπατε τ' άλλο Καλά τον Υπουργό Και στο δικαστήριο να πεις Ο, ο υπουργό κερδίζει Ή ο ιερωμένος Με το μαύρο το σεντόνι ξέρετε Δεν κερδίζει ο πολίτης ποτέ Μην είστε κορόιδα Ποτέ δεν κερδίζει Λοιπόν Γι' αυτό προσέχτε τις συναλλάγες σας Με το δημόσιο Μικρές ή μεγάλε. Είσαι χαμένο από χέρι. Δεν υπάρχει νόμο υπέρ του Έλληνα πολίτη. Δεν υπάρχει. Κοιτάξτε τι γίνεται. Δεν υπάρχει νόμο υπέρ του Έλληνα να τον προμοτάρει, να τον απαλλάξει λίγο από τα βάρη ή να πει σε έναν ελεύθερο επαγγελματία. ότι έχει μια ιδέα, ναι. Πόσο κάνει, τόσο κατάθεσε μα την πρόταση σε όλο το δικό κόσμο γιατί αυτό πόσο κάνει, 50.000. Προχωρά, πάρτα. Και προχώρα και έχουν και άνθρωπο για να σε παρακολουθεί Την εξελίξη σου Λοιπόν αυτό μας έφαγε Το βόλεμα στο δημόσιο Τώρα πληρώνουμε τη συντάξη του 80 Τέλος πάμε παρακατώ όμω. So δεν στάω τίποτε Εγώ είμαι σωσμένο, Δεν ξέρω ψαχτείτε οι υπολείποι Κάνα δεν είχαν ανάγκη από αυτού. Τους ξέρω μέσα και έξω Δεν θα λέω τώρα Εγώ που έχω φάει μαζί και λέω γιατί είσαι τόσο μαλάκας Αγώρι μου Και λέω, ρε Γιώργο Αφού ξέρω εγώ Με στο Υπουργείο τώρα είναι τον Υπουργό Δεν θέλω Ρε Αγώρι είσαι ρε Γιώργο εντάξει τώρα η έξω μαρτυρία; Έξω θερμαρτυρία κάτω στο δάχτυλο τη γάρι. Λοιπόν Ακόμα το 84 αγαπητοί φίλοι Και μου λέει Δεν μου Γιώργο μου αυτό είναι που λες 2 f και εκείνα τα παράξενα είναι αυτά που λένε πράσινα ανθρωπάκια. Ε, λέω εντάξει, ας το πούμε και έτσι. Ε, και εμείς πασόκοι είμαστε, λέει, πράσινοι. I... Λέω εντάξει. <σταλεί> και από τότε της είχα κάνει γεννιά πρόταση, δεν μπορώ να την πω στον αέρα, been... αλλά από πω ότι... Λόγω μου λε γιατί, <Ρι> Την Ακρόπολη για του αρχαιολογικού φόρου, Του φυλάνε δημόσιοι υπάλληλοι και οπότε κάνουν απεργία είναι κλειστά. Και έχω έρθει εγώ από το Πτόκιο και έχω πέσει την απεργία του Μαλάκα που δεν του έχει δώσει εσύ αύξηση. Τότε ήταν η Γεσαιβέ, η Γεσαιέ και η ΑΔΔ και παίρνανε αύξηση. Κάνανε απεργία για αύξηση. Τώρα απεργία που του έχουν κόψει τον κόλλο, Δεν κάνουνε για ένα Φραγκό και καλά του κάνουνε. Να πάνε να βγουν αγάνα παιδεία δύο εβδομάδε. Κανεί τη δουλειά. Να δει τι γίνεται. Αδερφέ είναι όλοι βολεμένοι. Και καλά κάνουν και του σκίζουνε. Να προσέχανε. Προσωπικέ μου αντιλήψει είναι αυτέ. Μπα ρεξιούριθμα έτσι. Όταν έχει γλύψη για να βολευτεί, δεν μπορεί να ανακράξει και να του πει ρε μαγά τι κάνει. Γιατί θα σου πει ρε μαγά δεν με γλύφε. Ναι. Σε βολεύσα. Δεν είναι μαλάκα σου παγκάλε που λέει μα θα παγκάμε. Το κλείνω και αυτό. Και τη λέω, Γιατί δεν τα τα ιερά και τα όση ο στρατό με πολιτική περιβολή να κάνει βόλτα γύρω από την Ακρόπολη, του φιλοπάπου, παντού. Με πολιτική περιβολή τη νύχτα στο θέατρο του Ιονήσου, πιο πάνω στο ιερόδιο, από εδώ από εκεί μπορεί να γίνει δολιοφθορά και μένει μαλάκα. μου λε, τι λες τώρα, λέω, αυτό που σου είπα. Ο λέω, τα γράμμενα παιδιά, εγώ στα αρχεία μου έτσι. Έχουμε πάει ακόμα. Είμαστε το 84 την Άνοιξη. Και τσιλό, εγώ έχω έναν ιδιαίτερο τρόπο που μιλάω. Για μάθω να γίνω φιλικό να σπάσω τον πάγο, πετάω μια μαλακία να γίνει έτσι. Επίτηδε το κάνω. Λόγω τσάκι μου. Δεν την είχα δει πρώτη φορά. Είχα πάει, είχα κάνει γνωριμία με τον γραμματέα και αυτό δεν να ο παράξενο ταξιδιώτη. Μου λέει μην το πει πουθενά αυτό. Λοιπόν, αποτέλεσμα. Θυμίζω πάω από τον Ασταλό όταν φουντάρει ο Ζαχόπουλο. Πήγα να τον φουντάρουν για να γίνει κολυμπήθρα. Ο χοντρό έσκασε σε δύο τέντες του εσωτερικού χώρου του κτηρίου, κάτω και τα λοιπά. Και του πάνε, μην να πούμε. Πήγε και η γραμματεία να πει ότι μου πιάνε λίγο τον κόλλο. Ξέρω εγώ πω άθεσε κοριτσάκι μου, άραξε εσύ. Το πνίξαν γι' αυτό. Όμω θα σα θυμίσω γιατί έχω μια λεφαντίαση. Εγώ επί αυτό στάζει τη ΜΚΙΟ. Έχουμε φτάσει στο 10 τώρα, προσέχεται ένα πείδημα που κάνω από το 84, δεν έχουμε φυγεί, απλά πάμε στο 10 και έχουν κάνει απεργία 11 πρέπει να είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει κλείσει στους αρχαιολογικούς χώρους για κρεμάσει κάτι πάνω από την πλευρά του Ηρώδιου στον τοίχο της Αγροπόλεως θα το θυμάστε φαντάζομαι αυτό μόνο το ΚΚ έχει κάνει αυτή τη δουλειά εκεί πάνω και αυτοί οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού Προσέξτε τώρα ο μισθός του πρωτοδιοριζόμενου του Υπουργείου Πολιτισμού ήτανε 1,5 χιλιάρικο και πάμε παραπάνω τι είχε γίνει όμως αφού έχει πει ο Ζαχώπουλος <σχυ> γίνονται breakdown όλες οι πληρών μας. ο μισθός μισθός ήταν αυτό που φαινόταν στο Υπουργείο στο λογιστήριο 750, 800. Ο άλλο πήγαινε μέσω Μήκυο. Αυτά είναι γνωστά, δεν τα λέω για καινούρια τώρα. Να θέλω να μου πει κανεί τι να φανταφούρε κύριε αποδείξε το έχουν βγει αυτά. Μην νομίζετε ότι λέω για μια καινούρια παρόλα, απλά την ελεφαντίαση μου βγάζω. Και γιατί κάνανε απεργία, Γιατί του δίνανε τα 750, τα νόμα από το λογιστήριο. Τα άλλα ήταν ΜΚΙΟ. Δηλαδή, τι κάνουνε, Σε διορίζουνε και πληρώνε από ΜΚΙΟ. Και συνομίλησε ο Τσυπάλιο του κράτου. Ρε, πήγαινε να κουρευτείτε, ψαχτείτε λίγο. Και βγήκανε στα κάγκελα, είχαν να πληρωθούν 22 μήνε όταν κάνανε απεργία. Όποιο γνωρίζει να πάνε το ψάξει. Από την ημέρα που έγινε απεργία και βγήκανε στην Ακρόπολη με το Πανό, 22 μήνε πίσω ήταν η ημερομηνία που πήδηξε ο Ζαχώ. Και κοπήκανε. Τα bypass. Και θα πάω να συναλλαχθώ με αυτό το κράτο, αφού το ξέρω από εδώ και χρόνια τι είμαι στο λιμάνι 40 χρόνια και λοιπά, δηλαδή είναι καραμέλε εμένα αυτά τώρα. Πα συναλλαχθώ εγώ με αυτό το κράτο, μα αφού δεν είναι κράτο, πώ θα συναλλαχθώ. Δεν τηρεί την υπογραφή του. Υπήρχε ένα νόμο και λέει είναι αναδρομικό πριν 5 χρόνια. Τι λε, μαλακα και εγώ πριν 5 χρόνια μπορεί να έκανα άλλη δουλειά και να έχω αυτό το μπατζετ τώρα αυτό ή 100% προκαταβούλη τη επόμενης χρονιάς της δόσης του του ΦΠΑ, της εφορίας. μόνο αυτό στο, στον πλανήτη δεν υπάρχει αυτό και ψηφίστε τους εγώ έχω πει με τα γιαούρδια πήγαιντε θα συναλλαχθώ με αυτό το και κοιμάμαι στα δέντρα εγώ με παρά, σας το δηλώνω ο όταν το άκουσα από το Σαντάνα πριν πέντε χρόνια στο Ολυμπιακό Στάδιο, που εκεί που παίζει η ορχήστρα κάνει ένα break, πήγε πίσω και βγαίνει μπροστά αυτό και λέει Γαλισπέρα Αθήνα. Αυτά εκείνη έχει και ένα πενταριάλια κόσμο μέσα. Ο Κάρλο Λέγω Έχω ένα ίδρυμα το Milan και αυτά. Ότι λεφτά βγάζω από τι συναυλίε μου σε τον πλανήτη, λέει Τα δίνω εκεί. Γιατί εγώ με χύπη και δεν με ενδιαφέρει. Και λέω Μεγάλε, μου απάντησε στη ζωή μου. Βέβαια δεν το ξέρω, μόνος μου το είπα Ο Κάρλος ο Σαντάννα. Και ένας άλλος που είχε αυτές τις αντιλήψεις Δεν θέμα χρημάτων Ο μαλάκας ο Έλληνας νομίζει ότι όλα είναι χρημά Ένας άλλος χιπάρας Τον εφάγανε, προσέξτε 8 Δεκεμβρίου του 1980 Είναι ο Τζον Λέννον Και βάλανε έναν πιτσιρικά Ένα μαλάκα εκεί και λέει γιατί τον σκότωσε παιδί μου, λέει, γιατί με σνομπάρισε, λέει, του ζήτησε αυτόγραφο και δεν μου δώσε. Προσέξτε τώρα, μετά το οκδοντάρισε το έργο, να πέσετε αυτό που βλέπετε τώρα και βιώνουμε όλοι. Γιατί τότε βγήκε και το Wall, το Bing Floyd. Τότε τι το 83, 82 και εσύ λέει McClain και λέει, Μάγκες, που είναι diva. Θα τα πω μετά αυτά. Δεν είναι έτσι η δουλειά, είναι αλλιώ. Και έχει βγει σε όλα τα γαλάκια. Χτυπήστε, Σιντε έχει ένα εκατομμύριο συνεντεύξει σε μεγάλα αμερικάνικα δίκτυα. Δεν τσέριξε κανεί για όρτι. Λέει δεν είναι έτσι το έργο, είναι αλλιώ. Έχει βγει ο Καναδό, ο πρώην Υπουργό Αμήνη. Δηλαδή δεν έχουμε πάει ακόμα εκεί, αλλά κάνω μια μεταπίδηση για να συνοηθούμε λίγο. Και μου λέει η Μελίνα έτσι και έτσι: λέω, Κάνει μα χάρη, μου. Κάναμε λοιπόν μια πρόταση Τα έχω εγγράφω αυτά Να μας χορηγήσει κάτι Έχουμε εντευτήριο Σύλλογο αυτά αυτά Και βάζω μέσα εγώ Εναλλακτικά θέματα Διατροφή από τότε εναλλακτικά θέματα Γιατί με είχε πλησιάσει και ο Παπα-Νικόλας Τώρα άλλη, άλλη Μουρλοκακομήρα Τώρα Παπα-Νικόλας Είμαστε το 1984 Μην το ξεχνάμε, ακόμα και η λέξη πολυχώρος στην Ελλάδα δεν υπάρχει Και εγώ έχω έναν 300 τετραγωνικά Σκάσανε μήτε εκεί Λαθρεπιβάτες, παντελής, σαλασσινός Και λοιπά. Και άλλοι Λοιπόν εγώ είμαι και φίλος με τη δώρα της Τζάνη Και το μάνο του Λοΐζου ήταν η γυναίκα του Και Και έκανα εκδηλώσει εκεί γιατί είχε πεθάνει ο Λοΐζος Εκείνη την περίοδο Λοιπόν άλλο θέμα Και τι μου απαντάει Έχουμε γράψει τότε για ναρκωτικά Μέσα για έτσι για αλλιώς. Υπήρχαν οικολόγοι έρχονταν εκεί Για να κάνουν ομιλίες Ένας ευθυμιόπουλος Που έβγαζε Το περιοδικό οικολογία Και τον έκανε ο τη Υφυπουργό μετά Μας είχε δαγκώσει κι αυτό Στη συμφωνία που είχαμε κάνει Γι' αυτό λέω Αλλά σήμερα θα πω ότι μου κάτευε Γι' αυτό δεν πλησιάζει κανείς από εδώ να ξέρετε Και τι μου απαντάει το Υπουργείο επισημός Στην πρόταση αυτή Ότι έχουμε βιβλιοθήκη και και και και, και. Λέει δεν μπορούμε να σας ε, βοηθήσουμε Μόνο αν ασχολείστε λέει με την ελληνική χειροτεχνία και παράδοση Ελληνική χειροτεχνία και παράδοση Και παίρνω ένα τηλέφωνο και λέω παιδιά η πρόταση που έχουμε κάνει μέσα γράφει για λαογραφία και ελληνική χειροτεχνία φτιάξουμε αργαλιούς να κάνουμε λεοφλοκάτες πάτε καλά και κάνω λίγο πίσω πως κλείστηκε το πρώτο ραντεβού με τη Μελίνα γιατί έχει σημασία είναι Δευτέρα πρωί και πρέπει να τηλέφωνω το Υπουργείο έχω τον τρόπο κρακ στο γραφείο του Υπουργού το σηκώνει κάποια, α πούμε, και λέει: Παρακαλώ. Λέγομαι Λό, έτσι και θέλω ραντεβού με την Υπουργό. Αλλά δεν γίνεται. Λόγω, γίνεται»? Λέω Γιατί δεν γίνεται. Σα λέω: Κάσε Λέει: Θα πάρετε μετά από τρει μήνε. Λέει: Ακούστε μαντάμ δεν θέλω ρουσφέτη. Θέλω κάτι να ρωτήσω την Υπουργό. Σε τρει μήνε μπορεί να έχω πεθάνει ή να μην χρειάζεται να τη ρωτήσω. Ε, δεν γίνεται, κυρία μου, μου λέει. Είναι το Πασόκ πρώτη τερατή απάνω για γαμμάγια δέρνει τώρα, έτσι δεν είναι ο όποιο και όποιο. Και τη λέω το εξή, να σα πω κάτι, λόγω δεν είμαι μόνο μου, έχω ένα σύλλογο λέω με 6.000 άτομα από όλη την Ελλάδα. Και τι μου λέει, Περίμενε δύο λεπτά. Έρχεται στα δύο λεπτά, ήταν Δευτέρα μεσημέρι, και μου λέει μπορείτε να έρθετε Τετάρτη στι 12. Σου λέει ψιφαλάκια έχει ο τύπο. Το πιάστε το πονόμενο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Change. Και πάμε στα δικά μα τώρα. Παρότι η ώρα είναι 10, εγώ δεν έχω πει τίποτα ακόμα. Για να δούμε τι γίνεται εδώ, μισό λεπτό, αγαπητοί φίλοι. Είναι πάρα πολύ συγκινημένο απόψε, πιστέψτε με. Εδώ γίνεται έτσι κακομίρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ο χάρτη είναι κατά κόκκινο όλο. Αυτό είναι ο Αλμπεντό. Και από όλα αυτά που θα πούμε, θα καταλάβετε γιατί ο Αλμπεντό είναι αυτό που είναι και γιατί ακούτε Αλμπεντό. Η σημασία. Θα φτάσουμε και εκεί. Νοικιάζω ένα χώρο λοιπόν, αγαθόλιο σκεπασίων, 300 τετραγωνικά αγαπητοί φίλοι, ε, δηλαδή εγώ δεν είμαι του facebook να δημοσίευω φωτογραφίες, έτσι και δημοσίευσω, θα γίνει τη κακόμοιρας. Λοιπόν Αλλά δεν υπάρχει λόγος Φτάνει που τις έχω στο αρχείο μου Και ό,τι πω από εδώ και πέρα Όχι ότι τα προηγούμενα δεν είναι έτσι Από εδώ και πέρα Είναι η ζωντανή ιστορία Του εναλλακτικού χώρου στην Ελλάδα Αγαπητοί φίλοι, Και όλοι αυτοί που ξέρετε Αγαπάτε, γουστάρετε Συν πλήν ωμεγά Γιατί μετά ανοίξαν τα κανάλια Τα ραδιόφωνα τη λοράς Ξεκινήσανε από εκεί Είτε λέει, Είτε λέγεται Ποδότας, είτε λέγεται Πουρναρόπουλος, είτε λέγεται Τάκης Παπάς, είτε λέγεται Κατερινίδης, είτε λέγεται Γιωργανάς και μετέπειτα το στόριο όπως θα το εξηγήσω ξεκινήσανε από εκεί και πολλοί άλλοι. Και πολλοί εξ αυτών έχουν ευεργετηθεί από αυτό που λέγεται Καρπουδίνης Γιώργος και αντί να απλένουν το στόμα του ή να έχουν μόνιμος ένα κερί στο σπίτι τους να καίει βγάζουν και γλώσσα Σε όσους δεν την έχω κόψει θα την κόψω Και επειδή ξέρω όποιοι μου ακούνε το λέω Θεός Please let me stay. Your pride. Για να κλείσουμε την παραθέση με τα πολιτικά περίεργα επειδή εγώ είχα κάποιε προτάσει, έχω να διευθύνσω κάτι γιατί έχει σημασία παρακάτω. Εγώ έχω μια Αμερικανιά στο μυαλό μου, δηλαδή τι κάνουμε έτσι ναι mm. να το αναβαθμίσουμε ένα παιδί μου, να το κάνουμε αλλιώ Δηλαδή το ξαναπεί. Μιλάει α πούμε η τζάνη να πούμε τη Τζάνι, τη φιλανάδα μου, και έχει ένα θέμα. Ωραία. Θα μαζευτούν 15-20, θα ανέβει στο βήμα και θα λέει «μπουρου, μπουρου, μπουρου, μπουρου». Ωραία. Τι έκανε αυτός εκείνος και το μάθαμε. Και θα πάμε σπιτιά μας. Εγώ ήθελα να το κάνω ροκ. Θα οργανώσουμε ομιλία και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα με προβολή με αυτό. Με εκείνο υπήρχαν αυτά στην Ελλάδα τότε. Και να μαζεύσουμε 300 άτομα, ρε μου γιατί να μαζέψουμε 20. Να επηρεάσουμε, πάντα το ρήμα με την καλή και προς την εντός αγωγικών, σωστή κατεύση της αναζήτησης, περισσότερους. Άρα αντί να φάμε 10 χρονιά, να μαζέψουμε χίλιους, να φάμε 3. Μαθηματικά ενόδα. Και αυτό έκανα. Πάω λοιπόν στο 88 τώρα, θα ξεγυρίσω το 84, με παίρνει ο Μανολόπουλος τηλέφωνο από τον Τζεόν Μογκρούβι. Είχε μια εκπομπή τα βράδια εκεί στον Τζεόν τον οποίο είχανε στην πλατεία τη Λιοπόλεω τηλεφόρο Πρωτόπαπα Οι αδερφοί Πρωτόπαπα, Αυτοί ασχολούνται με σκαφάκια τότε. Κρυσκάφου λέμε για τέτοια και κάποιε άλλε δουλειέ δεν θυμάμαι τώρα. Γιατί γράψανε και ένα βιβλίο του αντίο φίλε εκτό τη εδώ και χρόνια το οποίο έχω, περιγράφει τα του Τζερόνιμο Γκρούβι και ποιοι περάσαν από εκεί, όλη η ελληνική pop σκηνή. Όλοι οι άσχετοι, τότε άγνωστοι, Πολίνα, Πασχάλη, κόσμο και κοσμάκη. Και ανεφέρει το πλάνο και μέσα εκεί γράφει και για του άγνωστου επισκέπτε βέβαια και <ΣΣ> πάμε. Την έχω αυτή την κασέτα Την έχω βάλει, θα την ξαναβάλω σιγά σιγά Για να τι ψηφοποιήσω Στηνόπορο του 1988 Εγώ, ο Εκατερινίδης, Λα ο Λαβιολέτ Ο Τάξης, ο Παπάς, ο Γιωργανάς Και μιλάμε για τέτοια Ανονάκη, Άτια, αυτά, ιστορίες Και λοιπά και γίνεται πόλεμος Ξαναπάμε τη Δεύτερη Κυριακή Ξαναπάμε την Τρίτη την Τρίτη Κυριακή γιατί εκεί ξέρουν οι περισσότεροι από τον περιφερειακό και την πλατεία του που πέφτει στην Ηλίουπολη έχει 5-6 δρόμους γύρω-γύρω και είναι 150 άτομα έξω από το στούντιο ήταν σε μια πολυκατοικία στο Είμαι η Μη Ισόγειο ο Απολόγκανα τρακάρισμα θα έγινε μπαίνουμε μέσα, δεν υπήρχε τηλεόραση δεν μας ξέρανε τις φάτσες μα. ο κάποιος παίρνει τηλέφωνο μισό λεπτό επιτρέψτε μου I've got nowhere left to face να βαρώ μετά Λοιπόν ε... Μπαίνουμε μέσα Δεν ξέρουμε τι φάτσες μας Λέει τι έγινε ρε Τι καρα Έχουν έρθει εδώ και έχουν μαζευτεί Περιμένουν να, να δουν ποιοι είναι αυτοί που λένε για UFO, και βάζουν Τζιμι Χέντριξ Λέω έγινε με τα καλά σου ρε.". Λέει τι είπε εγώ με τα καλά μου Μπείτε μέσα μέσα σας Δεν θα γίνει εγώ ποιοι θα... θα ορμήσουν Υπάρχει λοιπόν μια ιστορική Ραδιοφωνική περίοδος 88-92 όπου έχουμε αρχίσει και πυροβολάμε ακόμα είναι το Πασόφιο πάνω έχει γίνει η Εθνική Συμφιλίωση και μετά είναι η, η, η κυβέρνηση Μητσοτάκη πάνω έτσι για να Για να πάμε χρονικά τι παίζει έτσι λοιπόν ο οποίο πάει να κάνει κάτι ιδιωτικοποιήσεις γιατί όλα ήταν ιδιωτικά ήρθε ο Γαραμαλής να σοσιαλίσει από την Γαλλία και τα κάνουν όλα δημόσια. Λεωφορεία, συγκοινωνίε, ναυπηγεία, τα τρένα, τα κάνουν όλα δημόσια. Και τώρα αγωνίζονται να ξανακάνουν ιδιωτικά. Στο παρεδό σε όμω 30 χρόνια έχουν κάνει παιδιά, μιλάμε για δισεκατομμύρια σε τώρα. Τσουβάλια τα λεφτά τσουβάλια εγώ. και πήγε μέσα ο άλλος για τρία εκατομμύρια τέσσερα δηλαδή άμα ξέρεις το αντιπέζει, όπως εγώ πέφτεις τα γέλια διπλώνεις και λες ας σου μένεις η μάνα σου φτιάξει μου καν χαμομήλι να ηρεμήσω στο μάχη μου έχω πέσει κατά τα γέλια έχω διαβάζω πλάνα πούμε και κάποια στιγμή λέμε θα κάνουμε του άγνωσους επισκέπτε Μανολόπουλε και έτσι ξεκίνησαν οι άγνωστοι επισκέπτες, αγαπητοί φίλοι. Ενέτη 1988, χειμερινή περίοδος. Και επειδή έχουμε φάει πόρτα, πολλές φορές εγώ τα τρώω πόρτα, είμαι περήφανο, λέω, ενοχλούμε και είπανε περάστε έξω. Έχει στείλει ο Σεραφείμ, ήταν τότε ο μια επιστολή, και λέει δεν του λέτε στη διεύθυνση. Λέει δεν του λέτε. Ήταν ο νούμερο να σταθμό στην Αθήνα τότε, ο Τζον Μογγρούβι. Πε του λέει να πάνε παρακάτω. Λένε πολλά ελληνοκεντρικά. Το 88, αγαπητοί φίλοι, έτσι. Όχι σήμερα. Άρα, είτε σήμερα είτε το 88, με μια αναδρομή 30 ετών, είμαστε στον ίδιο χρόνο. Έχει περάσει χρόνο που επιτίθενται στην Ελλάδα ελληνοκεντρικά. Έτσι και έχω ξαναπεί το λέω τώρα για να κάνω ένα διαλυματάκι να πιω ένα νερό θα πάρετε γραμμή από το 80 τόσο μέχρι σήμερα και θα δείτε ποιοι ήταν η Υπουργοί Πολιτισμού και Παιδείας. Τα άλλα τα, τα Υπουργεία δεν τα λογαριάζουν. Εσύ νομίζετε ότι το σημαντικό είναι το Υπουργείο Οικονομικών. Λάθος Λάθος Τα έκανε δημόσια κρίση για αν τα κλείσει Να μπουκάρει μέσα ένα εκατομμύριο υπαλληλούς Σε Ολυμπιακή Από εδώ από εκεί για να το ψηφίζουν Και μετά λέει Αυτοί οι αλήτες Οι καπιταλιστές που σας στρώνε τα λεφτά Να τα ιδιωτικοποιήσουμε Ο κακός ο Νιάρχος Ο κακός ο Νάσης Και λοιπά τα αποτελέσματα ξέρετε που πάμε σε αυτήν την κουβέντα τώρα γιατί θέλω να τσαντιστώ. λοιπον λοιπόν 88-2018 το 19 είναι δύο μήνες μέσα βάλετε και προσβάλλετε το σύστημα γιατί μετά θα πάω στα πρόσωπα ο Γιωργανά 1990 Μάιος Κυριακή Μέσημέρη Στη Λαμία, στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας συγκυριακά είχε και ένα ράλι Και η είναι στο ράλι Άλληνες Εκκλησίες Τον έχει καλέσει Ο κύριος Δαβανέλος Πρόεδρος των φροντιστηρίων Και των ιδιωτικών σχολών Της περιοχής είχε κλείσει το Δημοτικό Θέατρο Την έχω αυνομιλία, την έχω βάλει Εδώ θα την ξαναβάλω η της Της Ελληνικής Γλώσσης Άνοιξη του 90-91 και λέει Μελανιζία, Πολυνιζία, αυτό εκεί. Αυτά που λένε όλοι τώρα, όλοι ξαφνικά και λοιπά. Την ορολογία των λέξεων των περιοχών, τι όχι, Κουακάν, Μεξικό, από εδώ, από εκεί τα λέει ο Γιοργανά από το 90 Κολλητός του, εν μέρη, εν μέρη, και την αυτή, μαθητής του είναι ο Διαμαντέρα. Και εμένα είναι κολλητός μου μέρα-νύχτα Ή σπίτι μου θα είναι Ή σπίτι του Ή στην καφετέρια Ή σε συνεδρία Ή στις ομιλίες Λαμία 1200 άτομα Και λέει ο διευθυντής του θεάτρου Κύριε Γιωργανά Μόνο η κυρία Βουγιουκλάκη το έχει η σε το θεάτρο αυτό Ο επόμενος είστε εσείς Ωπ και λέω κάτι παίζει εδώ και μίλαγε από τότε ότι βάλετε και προσβάλλεται ελληνική γλώσσα αγαπητοί φίλοι πριν 30 χρόνια Κωνσταντίνος Γιώργανάς Ο δάσκαλός μου Και όχι μόνο βέβαια Εγώ είχα την τύχη ανοίγω μια παρένθεση Να συναναστραφούμε όλους αυτούς Και τσιμπάγα Ο ένας είναι για τη γλώσσα άλλος είναι για μαθηματικά, άλλος έλεγε μαθηματικά Ο άλλος έλεγε το λεξάριθμό ο τρελός ο άλλος που θα είναι την Κυριακή εδώ, την επόμενη, ο Λευθέρης ο Αργυρόπουλος. Ο καθένας έλεγε κάτι. Έχουμε εκπομπή, το έχουμε και ανεβάσει εδώ από το 96, 95, Ελνταπανόπουλου και λέει ο Πουρναρόπουλος για τον Εχετλέο στη μάχη του, θερμοπι, ε, του μαραθώνος. Και λένε σήμερα ο Εχετλέος, εργαθήστε καλά ρε. Λοιπόν από τότε Και εγώ επειδή Γουσταρά ήμουν ένας βουγγάρι, Και βέβαια Γουσταρά πάρα πολύ Έχω φτιάξει και το χώρο Το 85 86 εκεί Και άρχισα να μαζεύονται εκεί Η πρώτη ομιλία στη ζωή του που έδωσε Ο Ποδότας Με τίτλο UFO φαντασία ή πραγματικότητα Έγινε στο χώρο αυτό Παρουσία 400 ατόμων δεν μαζεύει κανείς 400 άτομα σήμερα με facebook, με έτσι, με κοινοποιήσει, με αναρτήσεις, με, με με ξέρω εγώ τι γίνεται στην παραλία, άμα έχουν 20 άτομα αλλά κόσμο και εγώ απογοητεύομαι. 20 άτομα μετά από 30 χρόνια 20 άτομα μετά από 30 χρόνια είναι δυνατόν τίτλος UFO φαντασία πραγματικότητα Ο φωτογραφίες Όποιο ξέρει το ποδότη, πάντα ρώτηση. Όποιο ξέρει τον ποδότη, πάντα το ρώτηση. Όποιο ξέρει τον το Σαραγκά, yeah. ξέρει τον φέρω την παραπάνω εβδομάδα, yeah. την Κυριακή που έρχεται, θα είναι εδώ ο εαυτό του yeah. λοιπόν, Αφήνω 2 λεπτά, έχουμε μήνυ, για να μην ξεχαστούμε. 1991, οικουμενικό τσινικής γλώσσης, Γιώργα Νάς Κωνσταντίνος. Αφήνω το κομμάτι να πάω δύο λεπτά, να βάλω νερά και πάνερχομαι. <Τι> Μην είμαι απροστάτευτο που πάω όλη μέρα στην καρέκλα εδώ. Έβαλα και ένα νεράκι να πιω. Για κάτσι μου στυλνένε ένα μήνυματάκι στο βριβέα ένα φίλο εδώ. Ε, όχι, δεν είπαμε για το χοντρό ακόμα αδερφέ. Και βεβαίω όποτε γουστάρατε η συγκεκριμένη κομπή θα παίζεται σε επανάληψη. Θα πέχτηκε για μένα ακόμα εν νωρί. Είναι 14. Είμαι ακόμα μεταξύ 85-90. Οπότε μην ανησυχείτε. Εδώ που με μοιάζει, η που λέει ότι η φυσική μου φυσική μου φυσική μου φυσική μου φυσική μου Λοιπόν, είμαστε την πρώτη πενταετία του της κατάσταση που έχουμε αρχίσει και λειτουργούμε 85 ευρώ, 90 αν το πω έτσι Λοιπόν ε, Καποιοι θέλουν να του βγάλω στον αέρα Μου δώσουν λίγο χρόνο Για να κάνω μια πάψη σε ένα σημείο Να έχουμε κλείσει μια διαδικασία Και θα του βγάλω ευχαρίστω Τους έχουν κανένα πρόβλημα απολύτω. αντιθέτως είναι τιμή μου Να θέλουν να παρέμουν σε ένα σολάρισμα που θεωρώ ότι είναι ιστορικό με την έννοια διαδικασία όπω το, το εκθέτω απόψε. Διότι έχω. Πρέπει να γράψω βιβλίο, είναι και ενδιαφέροντα αυτά, ρε παιδί μου έχουν για την πλάκα τη τώρα. Με μπονάτσε μέσα, με ρόμπερ, με τουρνάδε, με κυλαϊδόνη. Κάποιο μου εχει αρπάξει δυο τρει κασέτες που είχα συνέντευξη με τον κυλαϊδόνη, το φίλο μου και τα λοιπά Και δεν την έχω. Να δείτε τι λέει μέσα. Ο Λουκεανό, ο οποίο έμενε νέα ψέλι για αυτό κλπ. Θα πάω και εκεί. Καλύτερα, σηναίω, για μακουνέ, τα... παιδιά, <συσίλια> λοιπόν. Το συνδέω λοιπόν εκεί στην τετραετία 85-86-90 όπου έχουν μαζευτεί όλοι αυτοί που πλέον τους ξέρετε η πρώτη παρέα που φτιάχτηκε στην Ελλάδα 5-6-7 άτομα και λέγονται εκεί τα απίστευτα τα απίστευτα θυμάμαι αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ υπάρχει μια ομιλία τα UFO και υπάρχει slides στον τοίχο δεν υπήρχαν αυτά που υπάρχουν σήμερα εκεί Παγωμένο έμπαινε ο κόσμος μέσα το βράδυ, Κυριακή, ομιλία κλπ και, και με το που χαμηλώνω τα φώτα ξεκινήσει ο στην την κουβεντά δεν ακούγονταν απνό οι παιδιά. Εκ, όχι εκκλησία, χειρότερα. Και λέω τι γίνεται εδώ να Και το, η εγκυκλοπαίδεια δεν μας είχε. Είχα κάνει εγώ μια συνεργασία με το Όμνη, το περιοδικό, τότε... Δεν έχω το τεύχος στο αρχείο μου, δεν ξέρω πιστεύω διάλο Το έχω κάτι μπαούλα να πούμε Λοιπόν Και για να τις κινήσει μόνος μου Εάν φέρω Δεν το κάνω σύντομα Και διαβάσω Επιστολές ατόμων που ήταν 15, 20, 25 Και σήμερα πρέπει να είναι από 40 μέχρι 65 70 Και τι λέγανε Θα πάθετε σοκ Θα πάθετε σοκ. Από που φανταστείτε και μου έρχονταν και βιβλία γιατί εγώ ήρθα σε επαφή με τους λόγους αυτούς 300 τον αρθμό και μου στέλνανε βιβλία και λοιπά και λοιπά και λέω εδώ είμαστε. Και βγαίνει αλήθεια αλήθιο κατασκεύασμα προσφάτω και λέει ότι ο Καρποδίνης θα παίρνει από πεντικοστιανές εκκλησίες. Θα του τον κόψω τον κόλο οριστικά και αμετάκλιτα όποτε θέλω εγώ. Τις σκηνής μου τις κάνω εγώ επιλέγω το χρόνο Και θα τον ρίξω ροχάλα σε δημόσια θέα Επειδή ξέρω τι με το, το λέω από τώρα Επειδή ξέρω ότι με το λέω από τώρα Εγώ βγάζω το λιμάνι Του το γουστάρω εγώ Μαγαρίζει και την κυψέλη Στην οποία μένει Γιατί η κυψέλη έχει βγάλει μάκες Δεν έχει βγάλει λούγκρες. Όπως είναι αυτή που μας κυβερνάει τώρα Μέναι απέναν του πατρικό μου Και πάω από εκεί Ο Πινόκιο Λοιπόν υπάρχουν εκδόσεις Γιατί στην Καλιφόρνια Είναι όλες αυτές οι περιοχές Και οι έραση Και έχω εγώ στα χέρια μου έντυπάτους Που κυκλοφορούν όπως είναι η Σκοπιά Εδώ όλα αυτά Που δεν απαγορεύονται Ενώ έπρεπε να απαγορεύονται και γράφει New Age Foundation εκδόσει του 75, του 76, του 77, του 78, Το έργο που παίζει τώρα είναι από τότε. Είναι από τότε. Και έχω πει, θα το πω τώρα για να είναι και καταγεγραμμένο, συνάντησα έναν ο οποίο ήταν υπασπιστή του Ρίγκαν στον ΟΗΕ, στρατιωτικό ακολούθο. Και για το project που είναι στο το 89 ήταν 81, τουλάδουν δύο άνθρωποι και μου λέει Τζόρτι ο φωτογραφίε στο σπίτι του. Γι' αυτό λέω είχα την τύχη να έκανα το χόμπι μου, ακόμα το κάνω, και συνάντησα ανθρώπου απιστεύτου, καταπληκτικού και μου λένε τι απορίε, παιδιά μου. Όλοι έχουμε απορίε για διάφορα θέματα, άμα τι λύσουμε είμαστε ήμασταν. Και μου λέει το παιχνίδι θα παιχτεί στην Ελλάδα και ιδιαιτέρω στην Κύπρο και στην Κρήτη. Αυτά μου τα λέει το 89. Λοσοπαλογή ναι, μου λέει γράφτω σε 20 χρόνια. Το 2009 μα βάλανε το δάχτυλο. Επί 8 χρόνια τώρα 9. Πού παίζεται το παιχνιδάκι στην Κύπρο. Πού βρήκανε τα εικόπεδα που λέει δεν ξέρουν για 300 χρόνια λέει έχει αποθεματικά μόνο για την Κύπρο να χρησιμοποιεί μόνο η Κύπρος από για 300 χρόνια ο Παπάντρεος ως ερωτήθηκε λέει σε τρελή δεν υπάρχουν πετρέλαια, υπάρχουν ε, ε, εκπομπές στο άλτερ του Χαδαβέλα με άτομα που λέγανε αυτά στα πάνελ λοιπόν εγώ έχω ασοληθεί με το αντικείμενο το γνωρίζω πολύ καλά έχω ανοίξει και πέντε βιβλία τα λέγαμε και προχτές θυμάμαι σε ποια εκπομπή όπου σήμερα τώρα που μιλάμε εάν δείτε το χάρτη που πήγε ο Μέγας Αλέξανδρος γεωγραφικά γίνονται βαβούρε μόνιμως ούτε πιο εδώ ούτε πιο εκεί ούτε πιο πάνω ούτε πιο κάτω εκεί άρα για τις συνθέσεις βγαίνει το πρώτο η απάντηση από τη φίλη και όχι μόνο κολλημένη οπτικά και δογματικά γιατί τη συνθέσεω τη λέω να άλλο τη λέω, άλλος, τη λέω άλλος, που σμίγουνε και από πίσω κρύβεται η Λίρα. Όχι, Νίκο, δεν έχει καμία σχέση αυτό που μου γράφει τώρα στο τσάτου και το όνομα δεν θέλω να αναφέρω. Καμία. Καμία. Θα έρθω πιο μετά Σε αυτό το θέμα Πιο μετά Δεν παίζει κανένα ρολό Είναι καμία σχέση Λοιπόν μου στείλαν μήνυμα από τον Κορυδαλό λέει χαιρόμαστε που σας ακούμε ευχαριστώ πες ότι είναι ενημερωσέ μα να μάθουμε την ιστορία των πραγμάτων κλπ. λοιπά Έχουμε εύχομαι να είναι έξω από τη μάντρα και όχι <laughs> μέσα τη μάντρα ε. ευχαριστώ πολύ για την ακροαματικότητα που μου δείχνετε ε... κάτσε ρε κρυσά στον αυτόν ναι. αυτός είναι η πουλάει καστανα να πούμε και αυτά πρέπει να ξέρει η αβουλήση καστανα σήμερα πρέπει να έχεις καστανά. Λοιπόν, είναι συγκινητικό. Έχει πάρα πολύ κόσμο μέσα από τη φίλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θέλετε να ακούσει την ιστορία των γραμμάτων, θα την πω. Δεν έχω να, να κρύψω κάτι γιατί δεν είναι κάτι υπόπτω. Είναι θέματα πλέον διαχρονικά καταγεγραμμένα και κάπου θα τα γράψουμε. Σε, με πιέζουν φίλοι, φίλε, κολυτάρια μου, δικά μου άτομα. Με πιέζουν. Λέει, και αυτά, παιδί μου, λέει πρέπει να τα γράψει. Και τελικά, μάλλον πρέπει να τα γράψουμε κιόλα. Τουλάχιστον το πρώτο βήμα είναι το σήμερα που καταγράφονται ηλεκτρονικά και θα τα έχουμε ως αρχείο όπως έχουμε και τόσες άλλες εκπομπέ του παρελθόντος και 1750 στον Αλμπέντο από τις 14 σε του 14 αγαπητοί φίλοι. Και καμιά δεκαπενταριά είκοες στον Άθεν Τζουμπόξ ως άγνωστοι επισκέπτες είναι πάμε προς τις 1800 κάθε μέρα. Και πιστεύω ότι λίγο το νεράκι το έχουμε κουρισ... κουνήσει Άνα oh, no, ήρθε και ο Τζέθρο τώρα εντάξει Έχει φάει τον Αγλέωρα και θυμήθηκε να μπει μέσα 10 και μισή Ρε μου δεν τρέπεσε λίγο Καλησπέρα στην Παιανία Λοιπόν όταν τρώμε πόρτα και στέλνουν γράμματα και λέει πες τους να πάνε παρακάτω. Όταν δεν μας δίνουν εκπομπές στα κανάλια τα μεγάλα που ανοίξαν τα το 90 και ενώ θέλανε φαγάκι και εμείς είχαμε το νούμερο 1 μέχρι το 2008, δηλαδή αυτοί που κάνανε 2-3-4% και ήταν για να παίρνουν το μπούλο τα κανάλια, μου λέγανε ρε Γιώργο έλα εκεί με τα UFO λέει, που τσιμπάνε κρρρρ. και κάνανε 40%. Το χωρί μοντας μοντάς είχε 3-4% και τα λοιπά δεν θέλω να λέω λεπτομέρειε. και πηγαίναμε εμεί, τον έψινε η Νάντι εδώ είναι η Νάντι ε. πάρτε την 7 έπες, χτες έλεγε, και πες έλεγε κάτι ο Γαρποδίνης και έχω δηλωσεί του λέει Γαρποδίνης Νάντι και Γιαννουλάκης με έψησαν για να κάνω αυτό άσχετο στάνε με το θέμα δεν λέω ήξερε Α, έξω από τη μάντρα λένε πολύ κοντά, αλλά έξω από τη μάντρα μου λένε από τον Κορυδαλό. Καλή συνέχεια. <laughs> Χαίρομαι για τη σου, για να μην νομίζω ότι <laughs> να σε καλά όλοι. Λοιπόν, καλησπέρα στον Κορυδαλό. Α, έχω ένα κολυτάρι μου και σπετσών απέναντι, σπετσών, λαμπράκι και σπετσών. Λοιπόν, το τζιμάκο. Μποσουάλ, ήρθε και ο Στάθη από τη Λιόν. Εντάξει, τώρα γεννάμε να ζούμε και στη Γαλλία. Λοιπόν, τι έλεγα τώρα, ξεχαστήκα. Λοιπόν, ας πάμε λίγο στο Τζορ όπου στην τετραετία που είμαστε εκεί. 8892 τώρα, αγαπητοί φίλοι. Ε. <Γυσίλυνα> <Γυσίλυνα> <Γυσίλυνα> λοιπόν. Ανουνάκι. <Γυσίλυνα> Άτια. <Άινα> Τρίγωνα μπερμούδων. Αρχαίοι <Γυσίλυνα> <Γυσίλυνα> πολιτισμοί. <Γυσίλυνα> Ελληνική <Γυσίλυνα> γεωδεσία. Αμ. <Γυσίλυνα> <Γυσίλυνα> <Γυσίλυνα> Ελληνική γλώσσα, κώδικας, έξωθεν δοσμένος, τάκης παπάς. Είναι εξωγήινη παρέμβαση, λέει η ελληνική γλώσσα. Είναι μαθηματικά σύμβολα, διασυμπαντικός, εννοιολογικός ε, χώρος και χρόνος και λοιπά και εκφράζεται μόνο από την ελληνική γλώσσα, εξού και τα πάντα είναι ελληνικά στο διάστημα. Τα πάντα. Και οι τοποθεσίε τη Ελληνίου μπορούν να βγουν. Του χάρτε είναι ελληνική, στον Άρη ελληνικά όλα. Δεν λέει Jim Land και He Land, ελληνικά όλα τα τοπονυμιά. Κάτι ξέρουν αυτοί. Κάτι ξέρουν ναι. Και αυτά λέγονται από τότε. Καλησπέρα στον κοντό καλή για σου γιορτά στην γίνα. Καλησπέρι ζω, παντού του παντέ. Χαρέσκα πάρα πολύ. Α, λοιπόν, τομέρα τη κόμπε. Έχει έρθει ο λαβολέ και λέει τα ντερά του ο αστροφυσικό το 89. Yeah. Απίστευτα πράγματα. καταπληκτικά. Λοιπόν, αυτή είναι η ωραία πλευρά. Ταξιδίου Στο χώρο της αναζήτησης Και όχι οι κομπλέξε που τους τρώνε Τους φάγαν όλους Εγώ δεν χάνω στο τέλος ποτέ Αυτά είναι τα εγωστικά μου τώρα Δεν χάνω Κάθομαι και περίμενο Αλλά είμαι θετικός Λέω ελάτε μπορώ αυτό Αντε ρε μου λέγανε Αντε πού είναι τώρα το, Αν τους Δεν τους βλέπω Πού είναι Μισό λεπτό να απαντήσω εδώ. Ε, γιατί τα κάνω όλα ταυτόχρονο. Λοιπόν, στο μέσα, ευχαριστώ. Λοιπόν. Και περιμένω. Πούντι. Πούντι. Εδώ άλλωστε λάθη γιατί πούλησε 20 βιβλία προχτέ. Μαζεμένα και άλλα. 20 ξέρω εγώ, by the time. Επιτρελάθηκε. Και τον εξέρω από το κανάλι 1 όταν ακόμα ήταν στα χειρόγραφα μου λέει τι μάζω να βλιαράγγερια Γιώργου λέει ο άλλης πλάτη. Τι Εδώ πρέπει να προβάλλουμε τα δικά μας πράγματα. I... Και εξετέθειν και then, θα πάρω από τρίτη του ανθρώπου που περιμένουν 5-6 βιβλία λόγω καθυστέρηση είναι προσωπικό το θέμα, θα το καλύψω εγώ. Λοιπόν, αυτοί είναι. Δεν βλέπουν ένα 24ωρο, θα πω και άλλα. Εγώ σιγά-σιγά. Όταν ξυπνάω το πρωί, εγώ βλέπω μπροστά μου 20 χρόνια. Για αυτού που νομίζουν ότι λέω κλαμάρε, 10. Γιατί είναι πολλοί που με ξέρουν από το ΣΑΟΥΙ μου κλπ. Και, και άλλοι. Έχω παλιτευτεί. Άντε τώρα όλοι μαζί εδώ που είμαστε μια παρέα για να μπαρξηγηθούμε γιατί έλαμε το μαλάκα το καρποδίνι τώρα. Όταν ξυπνάω το πρωί πριν πιο καφέ ξέρω την πενταετία μπροστά μου. Γι' αυτό πάντα είμαι ενώ είμαι στη μάχη είμαι και στην άκρη. Μόλις δω ότι αρχίζουν και το παίζουν. Λέω Παι, παιδιά εγώ πάω για καφέ τώρα. Όπω κάνω συχνά. Γι' αυτό δεν κάνω εκδρομές όπου σας βγάζω και λεφτά. Τρία πουλμαν πλακά πλά που δεν έχουμε πάει. το ακροκόρινθο, πυραμίδες. Που. Στην Αταλάτη. Δεν υπάρχει μέρος που έχουμε πάει. Με παρέες. Ή περιπάτου εδώ με κόσμο, χωρίς δεφτάει περιπάτη. Τα κόψα όλα. Βαριέμαι, δεν μπορώ να ευρίζομαι. Σπαντά νεύρα μου. Αρκετά. Εγώ για να μην χρωστάω, όταν έπαθα μια καθίση εκ των έσω, έφαγα μια μαχαιριά το 89 που είχα αυτό τα 300 ετραγωνικά, πούλησα οικόπεδο για να είμαι οκ. Okay. Οπότε απαγορεύεται να μιλάει κανείς, ο οποίος έχει κάτι να πει, θα έρθει εδώ να μου το πει face to face, το μικρόφωνο και να κάτσουν και τον κόλλο. Λοιπόν, μιλάνε εκ του ασφαλούς, βρήκαν ανοιχτό δρόμο, φως στο δωμάτιο και μπήκανε και κάνουν τους μάγκες, τους δασκάλους, τους τηλεοπτικούς αστέρες, τους δαδιοφωνικούς αστέρες του master controller κλπ. λοιπά βαριέμερα παιδιά, μην πω ότι του λυπάμαι κιόλα. Δεν θέλω να πάω εκεί κάτω, γιατί οι αλήποι είναι οι περισσότεροι. Ή παίζουν καθαρά, ή ο καθένα κάνει ό,τι γουστάρει. Εγώ αυτό που ξέρω, το ξέρω πάρα πολύ καλά έω άριστα. Το ραδιόφωνο, το γουστάρω και το κάνω. Και η παρέμβασή μου δεν ήταν εμένα φιλοσοφική. Ήτανε μαρκετίστικη, δηλαδή εδώ θα κάτσουμε εδώ να μας πεις τι, έχει, τι ξέρεις να ξεστραβωθούμε Με την καλή έννοια όλα αυτά γιατί όλοι γουσταρούμε Και εγώ θα βάλω τη μουσική και την πλακά Αυτή ήτανε η τριπλέτα Απεδείχθη ότι η συνταγή είναι καλή Εκ του αποτελέσματος κρινόμεθα άπαντε στην προσωπική μας ζωή Στην οικογένειά μας, στους φίλους, στις παντού στην τρελά εκ του αποτελέσματο. Λοιπόν το αποτέλεσμα μας δικαιώνει Γιατί να λέω άλλα Εδώ πουλάνε τρελά άτομα που δεν ξέρουν ούτε τη λέξη Αν ήταν έτσι εγώ επειδή έχω εμφανιστεί Σε ό,τι ραδιοτηλεοπτικό μέσο υπάρχει στην Ελλάδα Και έχω δώσει συνεντεύξεις για τα θέματα αυτά πάντα μιλάω σε ό,τι περιοδικό κυκλοφορούσε μέχρι τον οικογενειακό θησάβρο μας είχαμε δώσει συνέντευξη... Ε, δεν έπρεπε να μιλάω σε κάνανε... Να του νομπάρω όλου. Πάμε καλά... Έκουνηθεί ο κεφαλό τους... Και προτείνουν στο κοινό που τους ακούει να κάνουν αυτοβελτίωση... Όταν οι ίδιοι δεν κάνουν το 5% από αυτό που λένε στο κοινό τους... Και τους παίρνουν και τις πενιντάρες... Κάνουν όλες σεμινάρια... Πέφτω κάτω αγγέλια παιδιά τους κερόλους Γι' αυτό με λέει η ληξιάρχο ο Αραμκόν όλου Όλους Με πλησιάζει ο Παπανικόλας στο 85 Και μου λέει πω, πω ο χώρο ήθελε να το παίξει ήδη γηινής Εργολάβωσα την Παλίνη Έχει σηκώσει όλη την Παλίνη για κάτω τα Μεσογεία Στη Νέο Πλουτίαση της Εγκάτειας το 80 ε Και μου λέει Γιώργο εδώ να συνεργαστούμε Ελώ περάσεξο μη σε όπως είσαι τώρα έχει μαγαζί, πανεπιστημίου και μια εκπομπή στο Κόντρα εντάξει δεν με νοιάζει εμένα δεν με ενδιαφέρει αλλά δεν μπορώ να μου γονιούνται γιατί τους ξέρω <Τοχε> κάτι ινδουιστές κάτι σύλλογοι, κάτι βραχμάνοι Είχε έρθει εδώ δαλάει λάμα στην αίθουσα τρεψη στο Χίλτον Δεν υπάρχει μέρος που δεν έχω πάει Από τις πάρες Τις ελληνοκεντρικές Τις αρχαιολινικές τι α... αθηναείς Έτσι αλλιώς αλλιώτικα Δεν υπάρχει ρε παιδί μου Όλοι ξεκινήσανε Από το 95 και μετά Ε προηγούμεθα 10 χρόνια Εδώ πάμε τα εγωιστικά Γιατί μπήκανε να κάνουν ζημιά δεν μπήκαν προσθετικά Και γι' αυτό δεν υπάρχουν Σάπισανε, κλείσαν τα παράθυρα Δεν μπαινει αέρας Τριάντα άτομα εκεί που αυκαλίζονται Ποιος είναι πρόεδρος, αντιπρόεδρος Έτσι αλλιώ, Δηλαδή είναι, έχουν φάει την κομματική φωλά Στον κεντρικό χώρο Ποιος είναι πρόεδρος, εγώ, ο ένας, ο άλλος Δεν ζει ο φουράκης. Να ήταν εδώ ο φουράκης, να τα λέγε λέει Γιώργο τι γίνεται ρε πούς τι Δεν Οικογενειακή φίλη. Τον τ' άλλο το ξέρω από μωρό. Φανταστείτε στη φέντα σου που κινόζε και τώρα τρώμε βράδυ, 2 η ώρα σούπα, τζάνι, φουράκι, τσαγκρινό, χαρποδίνη και γιατί άλλο. Καταλαβαίνει τώρα γιατί πήγαινε η ώρα έξω, πρωί, 7 και τότε με απέναντι με τη τζάνι και μου λέει: Γειαργό, να παίξουμε κάτα. Λέω: Μωρή σε τρελή, έξι ώρα το πρωί να παίξουμε κάτα. Πασχαλά. Αλλά ωραία τα λέω έτσι γιατί τα θυμαμαι Τώρα θυμήθηκα, είμαστε εκεί στο Σύλλογο, είχε ένα χώρο, είχαμε κάνει ένα μπαρ, είχαμε τα τόσα αυτά εκείνα τα άλλα. Αν από το ιστορικό κομμάτι να το έχουμε καταγεγραμμένο, Έχει ένα ομιλία ο Τάκη, ο Μάγιο, ο Μάγιο UFO φαντασία πραγματικότητα με 400 άτομα κάτω. Ερχόντουσαν εκεί ο Τζορτζή Ολιμπιονίκη, στο Μόναχο 400 άρε. Η Θάλια Παπαζολού Η Τασό η ε, Θυμάμαι τώρα Θυμήθω κι άλλους Και καλλιτέχνες Σορόγκα Να με κάθε μέρα Δεν υπήρχε χώρο. Οι Έγιες πρώτος ήταν η Μαριαρίδα Η Παπατρέου Η Ένωση Γυναίκων Ελλάδος Είπα πριν για τον οι κολόγοι, Όλοι έχουν περάσει την ποδιά μου Όλοι, Όλοι. Λοιπόν Μιλάνε συνέχεια, δεν ξέρουν τι λένε. Εγώ πρώτη φορά μιλάω μετά από 35 χρόνια. Επί τη ουσία, άσχετα με τι εκπομπέ που κάνουμε εδώ, και κάνουμε για την πλάκα και πετάγομαι κι εγώ και θυμάμαι κάτι, το λέω για να καταγράφονται. Και θυμήθηκα τώρα κάποιο στον παλιό Αλμπέντο, ήθελα να μου ψηφιοποιήσω τι κάσσετε. Και ήρθε κάποιο και ενώ έχω λεφαντία, δεν ξεχνάω, δεν θυμάμαι σε ποιον τι έδωσα, με τον Λουκιανό, τον Κυλαεντών ή τι εκπομπέ που κάναμε. Να ακούσετε εκεί μέσα πράγματα Και τις έχω χάσει Και δύο κασέτες Από μια δύο ώρια εκπομπή που κάνω Δευτέρα βράδυ Κυριακή έχει τελειώσει η Ολυμπίαδα 2004 Προφητείες Και λέω μάγκε, όλοι ήταν τα χέρια ψηλά Ζήτω η και τα λοιπά Τώρα φάγατε το κουκούτσι Και θα το φτήσετε σε πέντε χρονιά Δωτά ήταν εκεί η Eurovision και το ποδόσφαιρο και η Ολυμπιάδα για να κοιμηθούμε Απαντέ, δεν ξέρω αν με πιάσατε δεν το ξανασουλιάζω σου λέει δώστως αυτό ρίχτως στα δάνεια μοιράζανε λεφτά τότε οικοδομές αυτά ολυμπιακά έργα τα πήγανε και λίγο καθυστερημένα για να τα δώσουνε με ανάθεση τα περισσότερα ήταν να κοστίσει 1122 βλέπε για έναν αυτή που τον πήγε στον Κλίντον, τον Πινόκιο, σώρωσα από πίσω και λοιπά, έτσι. που τα λέω τώρα, μετά από 20 χρόνια. Και πήγαν οι αριστεροί να μας σώσουνε τώρα, οι κουντούρα. Ή πώς τη λένε. Είπα, πάνε, να τώρα. μου, δεν μπορώ να πω πολλά στον άρα. Η Μυθοδία είναι άλλο πράγμα Τζόν η Μυθοδία είναι το 2001 Είναι άλλο πράγμα Είναι ο Βαγγέλης Είναι η Νάσα Είναι άλλα Λοιπόν Και δεν με νοιάζει ηλικία του Εμένα Τα λεφτά δεν τα πληρώσει ελληνικό δημόσιο Έτσι Γιωργάκη μου άσε τώρα Θα σου πω εγώ μετά Θες να το α... θυμίσαι μου Γιωργάρα Απ' τη Λίμνο? Την άλλη κυριακή που θα είναι εδώ ο Αργυρόπουλος <σ quello> Θύμισέ μου Γιατί εγώ δεν το ξεχάσω Αλλά θύμισέ μου να σου πει Μαθηματικούς τύπους Ενώ γινόταν τα μάτς του Γιούρο Και έβγαζε τα αποτελέσματα Αλλά θύμισέ το μου την άλλη εβδομάδα Αυτό όχι τώρα Λοιπόν Τι έλεγα τώρα ξεχάστηκα Ματοβίτζι Α, για τη Μηθοδία. Λοιπόν, 21 δισεκατομμύριο δραχμέ λένε. Εφημερίδε εποχή υπάρχουν και βγήκε ο Μίκη και κάτι άλλοι αυτή τη αντιλήψεω προ την αριστερή πλευρά του γηπέδου και λέει Ποιο είναι αυτός λέει. Και πληρώσαμε να δεις και τα λοιπά. Γιατί τα παίρνανε μόνο αυτοί. Δεν υπάρχουν μόνο αριστεροί καλλιτέχνε. Στην Ελλάδα, αν υπάρχει δεξιό καλλιτέχνη να κάνει καριέρα, το πεθάνουν. Λοιπόν, πέντε εγωμένε πέρασαν τα λεφτά, 35 χρόνια δεν υπάρχει άλλο να τραγουδάει, και όλα από Λάτιν με Άστρο Πιατσόλα μέχρι δεν ξέρω εγώ τι, Ρεμπέτικα έχει τραγουδίσει ο Ακατανόμαστο. Όλα! Η γυναίκα του έγινε υπουργό, λέει που του είδατε του αλλοδαπού. Πού είδατε λέει αλλοδαπού, έγινε έξι μήνε υπουργό. Μετά έγινε η Αλυσία. Λέει στην πλατεία Βικτορίας και Γι' αυτό έχουνε μαύρυσει απ' τον ήλιο Δηλαδή πάει δούλευμα και κοιτάτε εσείς σαν σα βρίσκω ένα πεντάρι για τον έμφυα Συγνώμη δεν θα πάρω εγώ. Προσωπικά είναι αυτά όλα έτσι Δεν πληρώσαμε τίποτα εμείς ως κράτος Γιώργο μου ενικό μου mm. Δεν πληρώσαμε τίποτα απολύτως mm. Εξάλλου είναι ένα που έμεινε στην παγκόσμια ιστορία Τη μουσική και όχι μόνο και μα κάνει την τιμή ο Βαγγέλη και μέσω εμού. Γιατί τον ξέρω από όταν πήγαινε στο σχολείο Ναράκι στα Πατήσια. Και μέσω τη Τζάνι σιωπηρά και νοερά και πρακτικά είναι στην παρέα τη μεγάλη του Αλμπέντο. Γιατί το όνομα του Αλμπέντο είναι από ένα άλμπουμ του Βαγγέλη που λέγεται Αλμπέντο 039. Και όταν του είπε η Τζάνι, Θα κάνω εκπομπή στον Αλμπέντο. Χωρί να ήξερε ακόμα, δεν είχα μιλήσει να του εξηγήσω. Λέει, θα πα εκεί να κάνει κουμπίδα. Πασαλού στον Αλμπέντο. Και όταν του είπα το τηλέφωνο, ρε σύ, έτσι και έτσι λέω. Σου έχω κλέψει το όνομα και έπεσε κατά γέλια. Ο οποίο Βαγγέλη που είναι ο Προχό έχει γράψει για τέτοια θέματα. Αφήνουμε τη μυθοδία στην άκρη από τη δεκαετία του 70. Στη ολοκαριέρα μπείτε να βρείτε τα άλμπουμ του. Το Αλμπέντο 039 είναι. Του 1974-75 Αν ήταν αριστερούλης Θα είχε 38 δρόμους Σε κάθε περιοχή της Αθήνας ή της Ελλάδος Και αγάλματα Επειδή δεν είναι Αν ρωτήσε νεολαία Δεν το ξέρει Εγώ έχω κάνει αυτό το τεστ Δεν το ξέρει Ούτε ότι το σήμα της ΕΡΤ είναι δικό του Εδώ και 30 τόσα χρόνια Και δεν έχει πάρει δεκαρά Το σήμα τη ΕΡΤ των το βράδυ δεν το ξέρουν λοιπόν τι να λέμε τώρα δηλαδή, από που να το πιάσουμε οι οι σιτορινές είναι από πασοκόσκυλα γλυψιματίες του Ανδρέα. με το κιλό εγώ στο στενό μου περιβάλλον από τότε έχω καμιά 25 η οι οποίοι δεν μου μιλάνε γιατί τους ταχωνώ 48 το, α, τον άτομο κολλητός μου Πήρε σύνταξη για Ολυμπιακή, ακόμα ήταν οι δραχμές, 25 εκατομμύρια εφαπάξ και τι έκανε ο Μαλάκας. Το έχουν κάνει κι άλλοι αυτό, που δεν τους ξέρω. Με μικρά παιδιά που είχε. Τα 18 πήγε και τάδωσε να πάρει ένα Land Rover. Το Freelander τότε είχε ένα σποτάκι και έβγαινε από ένα κοντέινερ στη ζούγκλα και πίδαγε το αυτοκίνητο έξω και παράλληλα πίδαγε μια λεοπάρδαλη. Ο Μαλάκα. Στο Μαλάκα πάνε και όσοι άλλοι είναι Κολλητός μου από τα 25 που πήρε Χοντρό νούμερο την εποχή εκείνη Τα 18 τα έδωσε για να πάρει αυτοκίνητο Αυτό τους κανανε Ξέρω άτομα που πουλήσανε Οικόπεδα για να πάρουν αυτοκίνητα Δική μου Περιβάλλοντος μου φίλοι γνωστοί κλπ Ε τώρα τους σταχώνω Ας μου πούνε ότι δεν είναι έτσι και παραπέουνε ψυχολογικά αυτή τη στιγμή. Αφού είναι καλά γιατί παραπέουνε ψολογικά. Αφού η επιλογή τους ήταν σωστή γιατί παραπέουνε ψυχολογικά είναι η ερώτηση. Και δεν με πλησιάζουν, δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ γλιτώνω από μαλάκια. Είναι πολύ ο τόπος είναι και τζάμπα η μαλακία δεν πληρώνει φόρο. Γιατί παραπέουν ψυχολογικά η ερώτηση. Ναι πιο πολλά είχαμε. Είχε βγει ο άνθρωπος της Volkswagen γιατί είχα επαφές εγώ με τον Φόλτσπουργκ με τη Volkswagen άλλη ιστορία αυτή θα τα άλλη ώρα και λέει μας έσωσε η Κίνα είχε ανοίξει η Κίνα τότε και η Ελλάδα μετά Καγέν. Λοιπόν και έρχονται τώρα και μιλάνε και έκανε μια ταξινόμηση χαμηλή ο Καραμαλής ο Κώστας και πήγε, γέμισε η, η, η πατησίων Καγέν. Τώρα οι και είναι και δεν κυκ Μα κόλο το μεταξύ το βράκι. Ήρθανε με τα χρυσά δόντια και το μακρύ δάχτυλο που καθαρίζανε τη τσίμπλα απ' τα αυτιά και το παίξανε νεόπλουτη πλάχη. Και έχει βγει ο πιατά, και λέει τι θα γίνει, θα περάσουν και πάνω τις καρέκλες να μας δείχνουν λίτα αμάξια τους. Ο πιατάς, ο Δημήτρης δεν είναι δεξιός, ο εθοποιός, ηθοποιάρα. Και έχει βγει στο άλτε στο παράθυρο ο Νίκος ο Ζερβός ο Νίκος Σερβός και λέει Χατζη Νικολάου Κύριε Χατζη Νικολάου πρέπει να είμαστε αδρεφές Για να γυρίσουμε ταινία λέει, Δεν παίρνουμε δουλειές Παπακαλιάτης και λαζό παπακαλιά Παπακαλιάτης Λοιπόν, λέω για τον Κωστάκη, το φίλο μου, Ατιαφιλαδελφία. Καλησπέρα, Κωστάκη μου. Πάρε με μετά τι τρει να σου πω: Ό,τι θα κάνουμε το χιονισμένο, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι το παιδί πουθενά, αν είναι διαθέσιμο. Και είμαι και εγώ. Έχω ξυπνήσει και δεν κοιμάμαι, γιατί ό, κοιμάμαι τα πρωινά. Με κατηγορήσαν γι' αυτό, λέει: Αυτό κοιμάται τα πρωινά. Λοιπόν, βεβαίω θα βρεθούμε. Απειλούμε να κάθε, Κωστάκη μου, οπωσδήποτε. Εξάλλου από, δευτε... από που φεύγουν και αυτέ οι. Ε, γιορτούλες μέχρι το Πάσχα έχω να κάνω πολλά πράγματα για θέλω να ετοιμάζω μια σελίδα όποιοι θέλω να διαφημιστούν στον Αλβέντο ειδική σελίδα για μικρομεσαίους Έλληνες επιχειρηματίες και δι ελληνικών και παραδοσιακών προϊόντων Είμαστε να μην ξεχάσουμε Είμαστε στον αλπέντο 14.com Σαν γνωσοεπισκέπτης Καλεσμένος σήμερα κοντά μα εδώ είναι ο, ο Γιώργος Σογγελποδίνης Σε μια αναφορικά διαδρομή της τελευταίας τρία κονταπεντίας Πενταετίας Είμαι στο 1985 με 90 αγαπητοί φίλοι Ακόμα Θα το πω λίγο πιο γρήγορα όμως Λοιπόν και η ουσία είναι ότι άλλη αντίληψη είχα εγώ Σε ό,τι με αφορά είναι προσωπική μου αυτή Και ορισμένοι άλλοι, τη δίκη τους Που μην ανόρθει Στη λελάπα Και κλέγαμε όταν βλέπαμε φίλους και συγγενείς Και τρέχανε και πέρανε λεφτά από τις τράπεζες Θα σπάω σε ένα άλλο θέμα για τα σημάδια Τα βλέπεις δεν είναι προφητεία Όλα τα σινεμά στην Κυψέλη και σινεμά θέατρο, ήτανε περιοχή τώρα, δεν ήταν οτι κοιποκιώτη. Αρχίσαν να γίνονται σούπερ μάρκετ, προσέξε και αρχίζει και πεθαίνει ο η κοινωνική επαφή, για σου κύριε Γιώργη, βάλε μου ένα κιλοφασόλι, ένα κιλομαϊντανό. Είχε αρχίσει και πεθαίνει τα σινεμά, η κουλτούρα, γινόντουσαν σούπερ μάρκετ. Μετά άρχισε κάθε γωνία να έχει τράπεζα Ποιος θα θυμάται ας κάνει ένα flashback Και η άλλη γωνία δίπλα ήτανε φαρμακεία Παλιά εγώ θυμάμαι Πήγαινε σε ένα φαρμακείο Κοίταγες και λέει εφημερεύοντας Μέμενε στην πλατεία και ψέλης Το άλλο ήτανε πατησίον Το άλλο ήταν στην ομόνια. Τώρα έχει κάθε γωνία φαρμακείο Δεν σας κάνει εντύπωση ότι κάθε γωνία έχει φαρμακείο Γιατί εμένα με τρελαίνει Αν μου πει κάποιος δεν μου κάνει εντύπωση και κάθε γωνία είχε τράπεζες Οι οποίες αρπάξαν τα λεφτά Και μετά την κρίση κλείσανε Δεν υπάρχουν ξένες τράπεζε, Τώρα το λένε και οι οικονομολόγοι οι Τσαγκαλώτες Οι κοιλώτες Τα σόβραγα όλοι τα λένε λέει, Τέσσερις λέει συστημικέ. Άρα από πού θα έρθει επένδυση Αφού ξένη τράπεζα δεν υπάρχει εδώ επιχειρηματίας πώ θα χρηματοδοτηθεί Απ' τα λαμό, άλλο που έχουν τα Capital Control και έχει βγει κατσέλη και λέει 6 μήνε θα μείνουν. Και ο Παπα-Κωνσταντίνο που κυκλοφορούν ελεύθεροι και είναι 4,5 χρόνια, και από 3% που είχαν κάρτε πλαστικού χρήματο στην Ελλάδα έχει πάει 45. Γι' αυτό γίνεται τα Capital Control, για να πα εκεί. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κοιμούνται. Κάθε τετράγωνο σε κεντρικά σημεία των Αθηνών και η γειτονια πολυπληθής έχει από δύο τρία φαρμακεία τι πουλάμε; εγώ ένα γνωστό μου φαρμακοποιό που έχω μου λέει πουλάμε σύριγγες μίας χρυσέως και αγχολητικά χαπιά από εκεί βγαζουμε ο το Γιώργο μου λένε λοιπόν εγώ έχω δει όλο το έργο και σας τα λέω το έγκαν τον πονηρό και γιατί το λέω επειδή έχω το έργο έμεινα απόξω δεν με ρίξανε στο πηγάδι Είχα γνωστούς και γνωστές που ανοίγανε το πορτοφόλι και ήτανε το πορτοφόλι σαν ακορδεό και είχε καμία κάρτες μέσα. Λέει, τι κάνετε ρε, πάτε καλά. Κράκρου, λεφτά, αυτοκίνητα, πάντα χρεωμένοι. Τσου, τσου τσου Μόνο που δεν πηδήξανα τα παράθυρα όταν κοπήκαν τα λεφτά. Μόνο που δεν πηδήξανα τα παράθυρα. Στην κακή περίοδο λοιπόν, εγώ κοιμάμαι αγαπητοί φίλοι και σε ώρα. Και για να δείτε την πλάκα, έχω πάει σε συγγενικό μου σπίτι στο Λεωνίδιο ένα Σαββατοκυριακό. Ήταν τα παιδιά μου εκεί με κάτι σόγια, δικά του παρέ. Μπαμ και φεύγω. Εγώ πάω για καφέ αυτή η μέρα, Σαλνί και γυρίζω. Έχω και αυτά εννοείται. κρακ και σκάω γιατί ξέρω ότι ψήνουν Ξέρω ότι ψήνουν Έχουν ρίξει κάτι μπριζόλε στι χάρε. Κράου και την κάνω. Σκάω μύτι, ό, κύριε Γιώργο, ρ, τρώμε, πάει η ώρα μία-δύο. Είναι όμως καλοκαιράκι. Είναι μια γενιά πίσω, μια μισή τα παιδιά αυτά τώρα, ε. Και μου λέει η οικοδέσποι οικοδέσπο, οικοδέσπο να έχει. Μου λέει, κύριε Γιώργο, σα έχω στρώσει εκεί να κοιμηθείτε όλο πως καλά. Έξω έχω δει στον κήπο, μια ώρα. Λέει και πού θα κοιμηθείτε, λέω εδώ θα ράξω. Εγώ πήγα να κοιμηθείτε, εσεί και τα μωρά σα και όλα. Από εκεί λέω, θα ράξω εδώ. Και κάνω έναν ύπνο στην ώρα, αγαπητοί φίλοι. Ξυπνάω το πρωί με τον ήλιο. Μόλι χάραξε, φτιάχνω και ένα καφέ. Και λοιπά. Γιατί το λέω, γιατί το γουστάρω. Αλλά και στη δύσκολη κοιμάμαι και μου στην ώρα. Οι άλλοι έχουν πρόβλημα τώρα. Λέει, δάρθηκε μου το κινητό, λέει που ήταν ρόζη επιφάνεια. Και blank gaffe rebote καλά ρε. Me, please believe me Mugράful neutral pesta li ha más knihtius afo haven Εμένα με βάλανε και έγανα αριβασία σήμερα στα βουνά, στο τατόι, με στον ήλιο. Και σε κάτι τραπέζι εκεί ρίξαμε μέσα αυτά που έπρεπε. Και μετά πήγαμε να δούμε πού ζούσε ο βασιλιά μα. Εγκαταλελειμμένα όλα, ντροπή. Δεν αξιοποιούσε τίποτα. Θε να κατουρίσει, δεν έχει τουαλέτε εκεί. Χιλιάδε παιδάκια αυτά που μιλάτε, μεγάλοι των ηλικιών. Λένε ανάπτυξη. Φτιάχτω αυτό ένα πάρκο με πεζόδρομους με έτσι, με αλλιώ, με καρουσέλ, με πεδότοπου, με καφετέριες, Να πάρεις και φράγκα, αλήτε. Mm -hmm. Να σα πω τι προτάσει έχω κάνει στο παρελθόν, στο Υπουργείο Πολιτισμού και στο ΝΕΟΤ που ήταν οργανισμός τουρισμού. Θα σφύγουν τα μαλλιά. Και μου λέγανε προτάσει οικονομικοτεχνική μελέτη λοιπά Και μου λέγανε πόσο κάνει αυτό. Και έλεγα α πούμε 20 εκατομμύρια δραχμέ. Και μου λέγανε 180 και λέγανε Αύριο σου υπογράψουμε. Λέω Μαγκε δεν καταλαβαίνω καλά. Εσύ σα ελαμογια. Και μετά, εγώ θα μπορώ να πουλάω κάστανα, στουρνάρα και πατησίων. Κά και την έκανα. Ο άπλιστο σπάει και τον παγιδεύω. Αν πει μπορεί να τα έχει αρπάξει. Στα τέτοια μου δεν νοιάζει με νοιάζει γιατί είπαμε εγώ μιλάω σήμερα προσωπικά τη την μαλακία κουβαλάει ο κέφαλος ο δικός μου αλλά κοιμάμαι μια χαρά και παίρνω καμιά σπιρίνη μόνο αν με πονάει τον μου Εντάξει να είμαι σπεζοπορία η γρία γυναίκα είμαι τι με περάσει να πούμε Άντε να περπατάουμε μέσα δάση Και με τέτοια ζάστη Αφού Ήμασταν όλοι σε υπεράνταση Η παρέα Διότι είχε πάρα πολύ κόσμο Φρακαρισμένα τα αυτοκίνητα αγαπητοί φίλοι Και μέχρι η να τσακωθούμε Γιατί υπήρχε γνωρισμός Τις κακομήρας γίνονταν Δηλαδή είναι όχι το σόκρομο στο βουνό Δηλαδή τώρα πλέον θες να πάρεις τα βουνά Και δεν μπορεί να πάρει τα βουνά Έχει εκεί κόσμο την έχουμε πατήσει από παντού Το 2002 σε εκπομπή στο κανάλι 1 Ο Τάκης ο Παπάς λέει Το, το Τραμ που είναι περι, Περιτό έτσι όπως το στήσανε Και τα δύο γύρω γύρω από την πόλη Είναι τα φράγματα της πόλης Δεν μπορώ να πάνε πουθενά Αμα κλείσουν τα διόδια Θα ψοφήσουμε μέσα στην Αθήνα Είναι στιμένο το έργο Δεν έχει δει Εμείς τα λέμε χρονιά Εγώ έχω κασέτες, συνδυ, συνεντεύξεις και δεν μπορεί κανεί να μου πει ότι πού τα θυμήθηκα τώρα ρε Γιώργο. 10 Μαρτίου 2019. Ευχαριστώ Αρίσταρχε που με επιβεβαιώνεις. Εγώ σου λέω ότι λέω σήμερα έχω χαρτιά ξέρω τη διαδρομή, κάνεις μια αίτηση παρακαλώ αριθμό πρωτοκόλλου κλπ αν σας πω άλλα project που είχα κάνει προτάσεις σα φύγουν τα μαλλιά όλα Από καλησπέρα Σταύρο μου, στο Σταύρο Τομίχα που μένει στη Λαμία, της παλιάς ομάδος Ποδότα, Σαραγά, Παπά και λοιπά, έχω διαβάσει και πείματά του κατά από τη συλλογή έξοδος και αν μετά μπορέσω και κουμπώσει στον τρόπο που εκφράζομαι σήμερα, θα διαβάσω μερικά για ένα εκδόσεως 85% Λοιπόν, ήταν αρκετή που ήταν αποστασιοποιημένοι από τη Λέλαπα απ που ξεκίνησε δεκαετία μέχρι σήμερα και δεν ξέρω πού θα σταματήσει, αύριο φίλοι. Τουλάχιστον τα έχουμε καλά με τον εαυτό μα, κοιμόμαστε ίσχυροι, δεν έχουμε πειράσει κανέναν. Έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο, γίνανε διάσημοι πολύ εκ μέρου μα. Έχουμε στήσει εκπομπέ στην λεωράση, έχουμε σώσει καριέρε αντίνα, αμίγκα και ε, αλφα και λοιπά. Ονόματα δεν θα πω. Και του Μπέκι, λοιπόν, η Λία Ζάικος, ο κιθαρίστας το Blues Wire, σε μια κομματάρα που την πέξαμε εδώ μου ότι είχε συστήσει την κομματάρα αυτή προπενταετίας ο χιονισμένος θα αναφερθώ ότι σε αυτόν αργότερα Summer Time Ηλία Ζάικος Είπαμε ηλιάζά, είναι ένα σκεθάριστα, ο Σολλίστα στο Blues Zwire. Στο Summer Time. Λοιπόν, α, μου λένε ο ήχο βγαίνει καλά, έχει πάρα πολύ κόσμο μέσα, ευχαριστώ, αγαπηθεί φίλη ε, για την ακροματικότητα που έχετε εδώ στον Αλβέντε, ο οποίο είναι ο νούμερο ένα σταθμό στον πλανήτη, αυτή τη στιγμή μα των Μέτρισεων. Και Ειδικά για τα θέματα που έχει ελλην... με ελληνική γλώσσα, δεν είμαστε αγγλόφωνο κανάλι και τη θεματολογία. Και μόνο βράδυ, μια-δύο εκπομπέ κλπ. Λοιπόν, και καμιά φορά, γιατί εγώ έχω πάρει τον Πλάση και αυτό έχει πάρει από μένα, αλλάζαμε ατάκε και κάναμε πλάκε. Είναι εδώ, έχει γίνει το Φίγε Ιελασί. Και με διευκολύνουν που θα μερικοί, γιατί δεν θέλω να αγχωνομαι εγώ. Δεν μπορώ, να ξέρει και τον κόπο δηλαδή. Η ζωή είναι απλή τώρα, δεν είναι για να αγωνόμαστε. Εντάξει, άνθρωποι είμαστε, θα κάνουμε λαϊκίε, θα διαφωνήσουμε, να συμφωνήσουμε. Εντάξει, τώρα να εγώ παρά τη σαν καριέρα τρελίου. Για να μην σπάσω στα στομάχια, το να τα στομάχια μου, τώρα δεν θα σπάω για κουτού άνθρωπου. Με στεναχωρεί όταν βλέπω κουτού άνθρωπου, α πούμε. Υποτίθεται ότι δεν θα έπρεπε να είναι. Έτσι. Λοιπόν, με αυτή την έννοια το λέω. Άλλο, όλοι έχουμε δικαίωμα στην Κουταμάρα και στο λάθος Αλλά εδώ έχουν επεχτεί κι άλλα κόλπα Από ευεργετηθέντες Εντός ή εκτό αγωγικών φίλου ή άτομα Έτσι Οπότε Πολύ εξ αυτών και στο παρελθόν Τουλάχιστον στην περίοδο του Αλμπέντου Τη τελευταία πενταετία από το 2014 με διευκολύνουν ναι, για να μην έχω ψυχολογικά μου Πάθω για τίποτα αγρία γυναίκα Λοιπόν έχουμε μείνει στον 90. Αυτό που αξίζει να σας πω τώρα λίγο Είναι να αναφερθώ στον τάκη τον παπά Τον οποίο τιμώ τον λατρεύω Είναι αν υπάρχει ένα άτομο καθαρό Και είναι άγιος πλησιάζει την αγιότητα Στο, στο, στο φέραστε και στη σκέψη Είναι ο ο παπά. Mm. Και στην ελληνική του αντίληψη έτσι. Λοιπόν Ο οποίο με 85% αναπηρία αγαπητοί φίλοι Έρχεται εδώ Έχει ένα αρκερό να τον φέρω Γιατί λίγη ολόκληρη διοργάνωση Για να τον φέρουμε εδώ πέρα Και κάθεται σε ισό στο καροτσάκι Και λέει λέει λέει λέει Και λέμε τώρα οι υπόλοιποι Όχι δεν μπορώ δεν είναι έτσι απαγορεύεται Απούμε βαριέμαι σήμερα Όχι δεν μπορώ δεν υπάρχει δεν μπορώ δεν υπάρχει, δεν μπορώ Λοιπόν έχω εκείνο το χώρο Γυρίζουμε λίγο στο 88 87, 88 εκεί μέσα 87 Στη διπλάνη πολυγατικία με ένα φίλος, θέτω με τώρα Ο οποίος ήταν χημικό και ήταν στην Ένωση Χημικών Ελλάδος Ή φυσικός, φυσικός μάλλον ναι και ερχόταν εκεί τα βράδια, πήραμε καφέ, άκουγε που συζητάγαμε, ξέρω εγώ, κλπ. Διάφορα, γίνονταν σαν Εγώ το είχα φτιάξει, το είχα πει πλώ 400 γραμμικά δασκάλια. Το φτιάχναμε πέντε μήνε. Μόνο μου είχα κλειδώσει την πόρτα, μου φέρνει μάνα μου φάει, μην ψοφίσω και ένα τηλέφωνο από τον ΟΤΕ για να μπορώ να επικοινωνώ με τον έξω κόσμο. Και έχω κάτσει Αύριο μήνα μέχρι τον Νοέμβριο και το φτιάχνω. Μόνο μου λοιπόν. Μια μέρα αυτός μιλάει γιατί δεν ήξερε ο Τάκης, δεν μπορούν άλλο ήξερε τον Παναγίου του Παππά. Έρχεται μια μέρα, μέσα, ανοίξει την πορτεά ένας οριόμενος, πουλιάζει από νεύρα και λέει ποιος είναι ο ο μαλα, καλό, πέσαμε, Στα καλά του Τάκης, μια φωνή μεταλλό, πέντε τη δική μου και μεταλλο. Λέω παρακαλώ μου τι θέλει, μου μας την και μου, τη το και άλλη, <σχ> Λέει θα με σώσεις εσύ. Ω, ωρα, πούς, και το δάφνι μακριά τώρα που να τρέχουμε βραδιά, τι κανά, πούμε. <σχ> Λέω τι είστε, μου, ποιος είστε, λέει είμαι ο τάδε, <σχ> λέει, είμαι ο τάξι, ο, παπάς, ο και με σε σένα. Εγώ όταν ακούω με στείλανε σε μένα, ψάχνω να δω ποιο μου ψηλό γράμμα λέω τι γίνεται. Λέει με στείλω τάδε, δε θεμά με τον ονόμα τώρα. Και τι θέλει τώρα Λέει με κυνηγάνε οι Εβραίοι, λέει και μου είπανε Λέει θα με σώσει εσύ. Λούπε με τα καλά σου, ρε Αγόρι μου. Σε κυνηγάνε οι Εβραίοι και θα σώσω εγώ. Λέει ναι. Του πάνω κάθε να μην τα απολογούμε για το θυμίστηκα το έχει την πλάκα του. Λα τριά Λέω τι θε, Αγόριμα από μένα. Μου λέει Αμε βγάλει την τηλεόραση. Λέω Πασχαλάρα, Αγόριμα λέω Σε κρατικά κανάλια σε βγάλω εγώ να λε: Ότι συγκινηγάνε οι Εβραίοι να μα πυροβολήσουν Σε καθοδόν τη Μεσογείων ή να χάσει τη δουλειά του αυτό που υποτίθεται ότι πάμε να μα δεχτεί. Λέει Δεν γίνεται και αρχίζει και. Ω, ω, ω, ω. Λέω Καλά, Α τα τηλέφωνά σου για τηλεφωνηθούμε. Την άλλη μέρα ξανά μόνο του, που είχε βρει την πόρτα, ήρθα. Εδώ είναι ο Τάκης όταν τον καλέσω Θυμήστε μου να, τα, να του τα θυμίσω Deep right. Purple Λοιπόν η τρελαδική μου είναι αυτή Να λέμε να λέμε για τον Πλάτονα, για τον Όμηρο, για ό,τι μπορεί να φανεί. Θα βάζουμε ροκέ, πλουσιέ και θα κάνουμε πλάκα. Τελείωσε. Και νομίζω ότι αυτό είναι που γουστάρει ο κόσμο. Εγώ το είχα δει το έργο, αυτό μου αρέσει, αυτό κάνω. Και ευχαριστώ που το αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν. Και ο Τζέθρο που με ξέρει από πάρα πολύ παλιά μπορεί να στο πιστοποιήσει αυτό σε άλλο επίπεδο. Να μην τα απολογούμε, ο Τάκης ο Παπάς ήταν ο είναι κολλητός με το Λαβιολέτ. Ο Λάβιολετ Λα είναι στο Κολούμπια, στη Νέα Υόρκη, ο οποίος πιτσιρικάς από τα 12-13 έκανε παρατηρήσεις τεχνικές στο σχέδιο της προώθησης πυράβλων και διαστημοπλίων στην ΆΣΑ. Πόπο λόρα που στην τρελα που τρέχει εδώ χάμω, γνώση τεράστια, εγώ είμαι ο άσχετος στην περίοδο εκείνη, ξέρω δύο πράγματα, δηλαδή που πέφτουν οι δελφοί και ποιο είναι το μυστικό, του αδελφό, λέμε τώρα, χοντρικά. Μου λέει, μου λέει αυγά βγάζει τη ωραία μου, δεν είναι εύκολο. Τότε ήταν διευθυντή στην Ερτένα ο Δημήτρης, ο Κωνσταντάρας, ο γιος του Λάμπουρου του Κωνσταντάρα, ο οποίος έμενε και μένει στην Αγίου Μελετ Το γραφείο του ήταν ανσημποκιόνο Νέγρη και γνωριζόμαστε. Του παίρνω τηλέφωνο, λέω Μίτσε έτσι και έτσι, ρε 2 με 4 η εκπομπή, λεγόταν κάθε μεσημέρι και ήταν 2 με 4 το μεσημέρι. Λοιπόν, άμα σε βγάλουν στη τηλεόραση για ένα θέμα, γιατί θέλουν και αυτοί οι δημοσιογραφικά να καλύπτουν τον χρόνο 5-10 λεπτά, μπορεί να πει ό,τι θε σε ζωντανή εκπομπή. Έκανε επί, επί, επί καλής εποχή. Και επί ευρώ 180 ευρώ το δευτερόλεπτο. ό,τι σα λέω. Λοιπόν, στα σποτάκι. Μπατε τώρα 20 δευτερόλεπτα. Πόσε φορέ την ημέρα, σε ποιο σταθμό, σε πόσου σταθμού, τηλεοπτικού, ραδιοφωνικού, να είτε τη λεφτά τσιράραν οι διαφημιστικέ οι οποίε αυτέ κάνουν τα κουμάντα. Αυτέ κάνουν τα κουμάντα. Ούτε το αφεντικό τα κάνει τα κουμάντα, ούτε ο παρουσιάστη. Έτσι. σας λέω τώρα λεπτομέρειε εντάχει γιατί εμένα ακολητός μου από την πρώτη γυπνασσού ήταν ένας τύπος που είχε τη μεγαλύτερη διαφημιστική παύλα παραγωγή σποτ και τέτοια στην Ελλάδα και συμμετείχε στο στήσιμο και την παραγωγή στις τύλους του Ολυμπίδιος της μυθοδία και το κλεινόδο τεράστια εμπειρία εγώ ξεκινώ εκεί, ο Βλά ανέβαινε εκεί, έκανε τι δουλειέ του, κάναμε άλλα κόλπα εκεί και. ξέρω από πέρα από πίσω το ταμείο ρε παιδί μου, πόσο κοστίζει. Surely, surely λοιπόν, του λέω έτσι και έτσι. Μου λέει αλλά αύριο εγώ βγαίνω 2 με 4. Θα σε βγάλω 3 και τέταρτο με τρεις και μισή εντάξει σου περνάω τεταρτάκι προλάβαινο με εντάξει Το τέταρτο το για να νερό Σου λέει θα κάνω διάλεξη Τηλεόραση Πρεσαρισμένος με κυνηγάνα με έτσι με αλλιώ με αλλιώ Για μας το 1989 τώρα ακόμα προ 90 Ποιο είναι το θέμα είναι πρώτο σελίδο στο περιοδικό Περισκόπιο 1990, αγαπητοί φίλοι, και λέει Υπερφωτεινέ ταχύτητε. Δηλαδή, υπάρχουν ταχύτητε πέραν τη γνωστή ταχύτητα του φωτό. Των 300.000 χιλιόμετρων δευτερόλεπτο. Εγώ δεν το ξέρω τάκι τώρα. Βλέπω όμω ότι έχει γκάτ. Λοιπόν, δεν μου λε, μη χάσω για τι φιλίε μου. Μου λέει είσαι εδώ και μου βγάζει να πούμε 30 σελίδες ε, ε, ε, ερευνητικά προγράμματα δεκαετίας με το Λαβιολέτ Αμερική. Και να και αυτό και εκείνο και από διαφορετικό σήμα να ξεκινήσει λέει ένα φωτεινό σημείο μπορεί να πάει πιο γρήγορα διότι αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Και τι σημαίνει αυτό ότι αν η ταχύτητα είναι μεγαλύτερη των 300.000 χιλιόμετρων που πολλοί τον κυνηγάνε επιστήμονες, εγώ από αυτού τα άκουγα, το να αισθάνει ότι παγίδευσε την ανθρώπινη κοινότητα με το νούμερο αυτό, άρα οι αποστάσει είναι κοντινότερε. Άμα είναι ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα το δεύτερο λεπτό κλπ. Δεν το ανοίγω, εγώ λέω λοιπόν, τα γεγονότα τώρα το γνωρίζω έτσι. Αυτά που να τα πει ο Τάκη, άμα είναι εδώ. Ή ο, ο Αργυρόπουλο Ολευθέρη που θα είναι την Κυριακή εδώ, αγαπητοί φίλοι, στου άγνωσου επισκέπτε. Την επόμενη Κυριακή στι 17, την επόμενη Κυριακή 17. Αυτό που σα λέω υπάρχει εξώφυλλο στο περισκόπιο τη επιστήμης 1991. Ψάξε βρείτε το. Κάπου θα το έχω εγώ στο αρχείο μου. Εξώφυλλο Πρεφωτινέ ταχύτητε έγινε πανικό. Και από τότε άρχισαν να το γυναιγάνε τον Τάκη γιατί ο Τάκης δεν έχει marketing. Του λες Κάτσε καλά, αγόρι μου, θα το πούμε αύριο αυτό. Ετούμε σήμερα. Λέω: Όχι τώρα. Ρε μαλάκα, αύριο. Όχι, λέει τώρα. Και έκανε λάθη και την πάτησε. Από πλευρά. Θεμάτων που ξέρει και το μηχάνημα που έχει φτιάξει κλπ. Αυτό εννοώ στρατηγικά. Αυτοί όλοι δεν είχαν στρατηγική, είναι αυθόρμητοι. Είναι καθηγητέ, είναι έτσι, δεν είχαν τη στρατηγική και έτσι λέω: Παιδιά, έτσι απαιτεί το έργο. Πλαϊτού λε: βγαίνει στην τηλεόραση. Θα φορέσει αυτό το σακάκι, αυτή τη γραβάτα, αυτό που κάνει σου. Είσαι τρελό, θα κάνω ό,τι θέλω. Ρε αγόρι μου, δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στην τηλεόραση. Είναι εικόνα, φαίνεσαι. Πρέπει να είσαι, κυρί, να είσαι πίσω, να μη σκύβει. Τα λέει του Γούδι Χτενήσου ρε αγόρι μου είσαι σαν το Φιντοντίντο Έλεγα του Χριστού Ο Τάκης λοιπόν Δεν το πιάνε Λέει με δεσμεύεις εγώ με ελεύθερος ερευνητή Και θέλω να λέω ό,τι θέλω Ρε αγόρι μου δεν σου είπα Πώς θα εμφανιστεί σου λέω Λοιπόν έκανε τέτοια Έχει πάρει μαζί του και το Τι έρευνε που έχει κάνει τα λοιπά Τον συστήνω εγώ Κωνσταντάρα ξεκινάει Από πάνω μετάνε ξέρουν Βλέπουν αυτοί το κοντρόλ Και μας βγάζει τρεις και είκοσι Και φύγαμε τέσσερις Πριν ήταν ο Γιάννης ο Τζουγανέλης Είχε ένα τρικάκι Σας λέω 90 τώρα χοντρικά Και κάθομαστε χοντρικός τρία τέταρτα Τρία τέταρτα άμα είναι ζωντανή μια εκπομπή στη τηλεοράση Τινάει στον άρα την κατάσταση Ανοίγω παρενέργεια τώρα που του λέω τόσα χρόνια. Ελάτε εδώ, Ρωμαλάκε. Εδώ είναι βαρύς οπλισμός. ο οπλισμός πλεισμό. Ο ένα λέει αρχαία, ο άλλο λέει διατροφή, ο άλλο λέει άτια, ο άλλο λέει αυτό. Άλλου τα λέει κοινωνικοπολιτικά από πίσω. Το πρωί εσείς σε αυτό το κανάλι, το απόγευμα άλλο σε αυτό. Το βράδυ γέτο τρελάνουμε. Και ο ένα έτρωγε τον άλλον και όλοι μαζί πήγαν να φάνε μενά. Ρε παιδιά λόγω δεν τρώγουμε. Θα πάτε ζημιέ. Χάσαν όλοι οικονομικά τα ατερά του. Εγώ με εδώ και ακόμα έρχονται να μου πιάσουν τον κόλο Δεν γίνεται ρε παιδί μου να μου πιάσουν τον κόλο με ένα μόνο να μου αγουστάρω Θα κάτσω Είναι μαλάκε. Θα έχω εγώ κάποιον που με προωθεί και θα πάω να τον διαβάλω ή να τον εγδάρω από, από πίσω σιγά σιγά Και αν έχει και λεφτά να βγάλω και λεφτά γιατί να μην βγάλω Είναι μαλάκε Ούτε λεφτά δεν ξέρουν να βγάλουν Ούτε λεφτά είναι μαλάκε. Σε όλου το λέω ευθέω και δημοσίω αυτή τη στιγμή μιλάμε, γιατί ξέρω και ποιοι με ακούνε. Εκτό από εσά, είναι μαλάκε πουλάγανε τρία βιβλία το χρόνο και πουλάγανε τρία την ημέρα. Και που για να μου πουλήσουν τρελά, δεν γίνεται να πουλήσει τρελά. τρελό, Που γράψει το βιβλίο, ή έχω τραγικά χρόνια. Ιστορία Και έχω καταλάβει το έργο Σύντοιος καταλάβει ακόμα και πολλά στρελά Δεν θα σε καλά εσύ μάλλον Η κρίση ξέρει Ανοίγω άλλη πάρθυνση τώρα Γιατί έχουμε Απ' την κουβέντα σήμερα έχουμε βγάλει τα λεφτά από τη μέση Να μιλάμε για λεφτά σήμερα Έχουμε τρελαθεί Εδώ είναι στο chat Είναι πάνω στο τραπέζι 200 εκατομμύρια Εγώ συμμετέχω να κάνω ένα γάμο Δύο γνωριμίες και μια πλευρά και την άλλη για να γίνει ένα αντίλησε μια εταιρεία μεγάλη πετρελαγική Και δεν έχω ρωτήσει αν θα με κεράσουν και σάντουιτς Είμαι ηλίθιος Αλλά δεν μασάω ρε παιδί μου Δεν τρελαίνομαι με τα λεφτά εγώ Δεν είπα ότι είναι υπεράνω και δεν χρειάζονται Όλα χρειάζονται Αλλά δεν είναι ο στόχος Ο στόχο είναι να γίνει ο γάμο Για να βγουν και τα λεφτά Δηλαδή ο στόχο μαλάκα είναι να πουλάς τα βιβλία σου για να βγάλει λεπτά Άμα δεν πουλάς τα βιβλία σου τι λεπτά να βγάλεις, μαλάκα Είτε είναι 30 ευρώ το κόστος είτε 30 εκατομμύρια Η σκέψη και η τακτική είναι η ίδια Απολύτω. Τσίχλες να πάρει Λέει έχει ένα ευρώ Μα ο διπλανός περιπτώσει έχει 80 λεπτά Επήγαινε στο διπλανό Άσχετα να αλλάζει το οικονομικό μέγεθος Χρεις λέω ψεμάτα Βίπα έχω αξιόπιστους μαρτύρους, στοιχεία, δημοσιεύσεις ή χαρτιά με πρωτόκολλα. Οι άλλοι έχουν μόνο μπλα μπλα και τη μαλακία που τους δένει στον εγκέφαλο. Τίποτα άλλο δεν έχουν. Εγώ έχω χαρτιά. Είτε λέγεται Μερκούρι, είτε λέγεται Κρυς, είτε λέγεται οποιοδήποτε Έχω χαρτιά. Χραμπέλας, δήλωση δημόσια. Ήρθε στο κανάλι ένα, όπως και ο Βλάσης και η Ιαννίτα... Και μου λέει αν δεν ήσουν εσύ Η Νάντι και ο Γιανουλάκης Δεν γινόντουσαν οι πύλες. Πάρτε την Νάντι τηλέφωνο Δευτέρα Στο τσάτ και πες τη μαλαγή Είναι έτσι Ό,τι σας πει Ό,τι σας πει Να έρθω πιο εδώ λίγο Που έχει ενδιαφέρον και θα ξαναγυρίσουμε Είχαμε μείνει στον τάκι. Α, να κλείσουμε τον ντάκι. Τρία τέταρτα Και τους τρελεμή και έρχεται το περισκόπιο και το κάνει εξωφυλλό. Αλλά ήταν άοπλο. Έβγαινε έξω. Τηλεοράσει. Αυτά δεν μου λέει. αύριο θα είμαι εκεί. Πάρε ρε, ηλίθι να τηλέφωνο, Να πάρω κι εγώ τηλέφωνο να σε προστατεύσουνε ή να έρθω έστω να είμαι πίσω από την κουρτίνα. Α, θα σε ξέρσουνε γιατί δεν έχει την πονηράδα τη κάμερα και του θυσιμάτου. Θε να πει αυτά που θες, Ναι, αλλά. Κάθομαι μία μέρα είναι στο έξτρα καλεσμένος Θα θυμάμαι όπου στις ένα, ένα Ξαπλωμένο στο κρεβάτι μου και κάνω ζάπιγγ βράδυ. Αλλά αυτός και χαζίμου Και πετυχαίνω το έξτρα Και είναι καλά έχει πέντε μισοφέγγαρο το, το πάνελ και έχει πέντε Ακριανό, σε μια πλευρά ο Τάκης στη μέσα ένα άλλο, στην άλλη ήταν ένα που ήταν ηλεκτρολόγο και λέει ότι είναι καθηγητή πολυτεχνίου και τον είχε στη φέρμα από το Άλτερ. Ξέρω το όνομά θα το θυμηθώ. Και άλλοι δύο. Και εγώ πετυχαίνω. Μου φαίνεται ότι ήταν η Μιχαλονάκου τότε εκεί. Ναι. Δεν ήταν το δικαστήριο. Τώρα το δικαίωμα, μια άλλη εικοπή ήταν. Και τον πετυχαίνω σε φάση. Πατάει τον νόμο του, του, του διπλάνου του και έχει ένα βουκάλ λίτρο νερό για πάει να το φέρει στο κεφάλι του αλνούς, τη λόραση. Λεβα... Και χώθηκα μέσα τα σεντόνια. Λέω, δεν είναι δυνατόν παγιά μου. Δηλαδή γίνεται ρεζίλη και διώχνει και ο κόσμος. Λέει αυτοί που ασολούνται με, αυτά είναι τρελή. Αντί να φέρνουμε κόσμο βοντά διώχνουμε κόσμο. Νάρι... Δεν άκουγε κρίς. Δεν άκουγε Έχει βγει στον Παπαδάκη Που έχει δύο εκατομμύρια το πρωί που ξεκινάει Στον Αντένα Και τον έχει φάτσα κάρτα μόνο του Κρεις Μόνο του Και το γιο του το χάρει Και του κάνει πάσα το μηχάνημα που έχει το Παπίμι Δεν θέλει καλύτερη διαφήμιση Και δεν έχει δώσει δεκάρα Και τον επάει Που σαριστά Ο Παπαδάκης και του βγάζει και στο, παρά... στο παράθυρο Τον υπουργό Το υγείας Αυτό με τα το μουστάκια με τα γυαλιά Ξέρεις να τον λένε τώρα Της Νέας δημοκρατία Υπουργός Υγείας Και του κάνει την μπάσα Αλλά δεν τα πιάνει γιατί είναι κολλημένος Και εγώ θέλω να πω αυτά Μου άνοιξε το μικρόφωνο θα τα πω Δες, Βλέπει δεξιά αριστερά το μυαλό δεν, δεν δουλεύει Λοιπόν Άλλο αυτό που λε, Όμερο, και άλλο η στρατηγική. Αν δεν έχει στρατηγική, σε τρώνε. Είναι πειράγια η τηλεόραση, δεν είναι χρυσόψαρο. Εντάξει. Λοιπόν. εσένα να βγάλω αύριο τηλεόραση 10 λεπτά, θα αλλάξει τρία σόβρακα και θα πει πέντε λίτρα νερό. Λοιπόν, μην κάνετε μαλακίε και μην λέτε κουταμάρε. Εγώ που έχω μπειρία και έχω στρε όταν είμαι στηλεόραση. Στη έχω στρε, εγώ που έχω εμπειρία και. Το παίζω άνετος, δεν το παίζω καθηγητής και... και το κάνω πουτάνα Και κάνω και πλάκα Λοιπόν Μόλις ξέρεις πως σε βλέπουν και από πού Και γιατί και πως και τι Δεν ανοίγει το στόμα Άμα έτσι και κομπλάρεις Δεν ανοίγει το στόμα τέλος Λοιπόν Και Του πετάει το μπουκάλι με το νερό Στο γεφάλι Στην τηλεόραση και δεν μου λέγανε πού πάνε. Το ίδιο λάθο έκανε με την Πάνια Αργιερόπουλο. εδώ είναι, θα έρθει την Κυριακή, θα τον έχουμε εδώ. Μιλήσαμε, μεσολάβησε ένα φίλο που δεν τον έχω δει στη ζωή μου, δεν τον ξέρω. Και με πήρε και θα τον βγάλω σε λίγο στον αέρα γιατί θέλει να κάνει μια παρέμβαση. Στη σημερινή εκπομπή, ιδιαίτερο και αυτό είναι η αιτία. Και ο Νίκο και κάτι άλλο και λοιπά Και με πήρε ο, ο Λευθέρη. Είπαμε να συζητήσαμε χτε. Και του λέω εντάξει είναι άλλη κριακή εδώ, να το ρωτήσετε. Είναι να πάει στην πάνια και δεν μου το λέει και η πάνια είναι φίλη, να τον προστατεύσει, να τον προσέξει. Λέω ρε εκεί που θα πάει είναι η πάνια, όχι μου λέει δεν είναι η πάνια. Ποιος πάω πήγε εκεί. Η πάνια δεν είναι ενημερώμενη. Ούτε το τιμ είναι ενημερώμενο, κάνουν και πλακίτσα αυτοί. Οι δικοί μας δεν κάνουν πλάκη, σαν δεν το έχουνε Σου λέει θα πάνε να πω για τον τάδε Δεν τον έχουνε δει χιούμορ Οι δικοί μας Άσχετα, τι κάνω εγώ Εγώ βγω δεν γράφει Δεν εκτίθεμαι δεν γράφει από κάτω καθηγητή καθηγητής ή αστροφυσικός Καρποβίνης και στήκαμε. Πάω και κάνω πλάκα και κάνω τα μπασίματά μου Λέμε για αυτούς Και δεν την παίρνω τηλέφωνο Μάλλον την πήρα και έτσι λέω έξω την τάδε μέρα. Θυμάμαι καλεσμένο τον τάδε. μου λέει: Γιώργο, δεν έχω ιδέα. Ό,τι έχουν κάνει, λέει το τι μέσα λέει που φτιάχνει τα ραντεβού. Δεν έχω ιδέα καθόλου. Λέω: Οκ. Πέσω ήταν Τρίτη, νομίζω. Τετάρτη με παίρνουν κάτι φίλοι και μου λένε: Χθε ήταν ο ελευθέρω Αγίτη και τον κατακριουργήσαν. Λέω: Καλά, είχε πάει εκεί. Ε, αφού το ρώτησα και μου λέει: Δεν ξέρω. Μαλακή έκανε. Τι θέλω να πω. Πα όπου γουστάρει, αλλά πάρε τηλέφωνο το αφεντικό που κανονίζει τα κόλπα. Τι κάνουμε, Είδαν την πόρτα ανοιχτή σου λέει Α, θα πηγαίνω μόνο μου. Αλλά πα μόνο σε κατακλουργήσουνε, μα λέει Τον οποιονδήποτε δικό μα. Μα δεν φταίει πάνια, Μάριο. Δεν φταίει πάνια. η πάνια σε ενημερώνω, μια και αναφέραμε το όνομά τη τώρα, λόγω ολευθερή, ότι είναι δικιά μα, είναι στα κόλπα τα γουστάρι, τρελά αυτά. Πεθαίνει Δεν φταίει Δεν είναι ενημερωμένη Ακούει 315 ίσον 560 έτσι Σου λέει μαλάκια Γιατί πάθαμε εδώ Ξεφύγαμε Και κάνει χιουμορράκι Λοιπόν Ξέρω πολύ καλά εγώ τι λέω τώρα Λοιπόν Λάθουμε. δεν ξέρουν να προστατεύονται και εκεί τρελανόμαι διότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο 30 χρονιά είμαστε εκτεθειμένοι και δεν είναι να γινόμαστε ρόμπα μπορούμε να πάμε στη χειρότερη εννοώ light εκπομπή τη ελληνική τηλεοράσης για πλάκα και θα βγούμε για κερδισμένοι αλλά δεν πας μόνο σου ρε αγόρι μου δεν πα μόνο σου ο οποιοσδήποτε παίρνεις παρέα για κάποιον. Και καταλήξαμε να είμαστε τώρα εγώ εδώ και ο Μπαντίδη στο Βολό. Που έπρεπε να έχουμε εκπομπές να σκοτώνουν. Καθε... Άμα κάνουμε εκπομπή σωβα... σωστή με πλάκα όπως την κάνουμε εδώ στην τηλεόραση 60% θα έχει για... στο ξεκίνημα, το υπογράφω εγώ. 60% θα έχει, έχει 1,5 εκατομμύριο πριν ξεκινήσει με το που θα πέφτουν τα γράμματα. Πια φάση πάνω μου με το μάνε. Ο μάναση είναι ο Νίκο είναι δικό μα και είναι αδελφό. Το ξέρω από το 89. Λοιπόν. Ναι, μου κάνει πάτηρη σαν σφίλ τώρα στο. SMS μέσα μου λέει χαλά στο chat εντάξει δεν θέλω να αναφερθώ στο chat σήμερα αγορινά μου, δεν λέω το όνομά σου γιατί είσαι στο chat μέσα ε, έχεις ένα δίκιο εν μέρη λαμβάνω μέτρα με αναγκάζουνε να γίνομαι κακός με ενημερώνουνε φίλες μου φίλοι μου διάφορα Λάει, έχω γίνει παιδονόμως δεν μπορώ κουράζομαι μου προστατεύω τις ερευνητές προστατεύω το, το, το, το, το, το προφίλ τους γιατί είναι άτομα επίπεδου παιδού μαθαίνουμε όλοι από αυτό ο Σαλμπέντο είμαι εκτεθειμένος με τους φίλους αυτό εκείνο επαναλήψεις μουσικές να περνάμε μεγαλά και δεν προστατεύει κανείς στο τον εαυτό του και με βάζουν εμένα να τον παιδονό και δεν μου είναι ευχάριστο αυτό δηλαδή λοιπόν, έχω λοιπόν, φτάσει να ζητάω συγνώμη σε άτομα που baby... Ποιο είναι τώρα When it's When sleepy time dance out. Yes. Steamboats up the river coming to go in. Badante, yeah. Purple says. Splash in the night away. Babble the Oh, yes. You hear know those banjos ringing. The folks are singing and they dance till the break of day, yeah. Dear old Southland, with this dreamy song, you take me back. Λοιπόν είναι ένας φίλος στον αέρα αγαπητοί φίλοι Από ό,τι μου είπε είναι από το New Castle της Αγγλίας Και θέλει να βγει στον αέρα Αγαπητέ μου κύριε σε ακούω Μάλλον σε ακούμε ε, Καλησπέρα Γιώργο Καλησπέρα ε, Είμαστε στην περιοχή του Newcastle εδώ στην Αγγλία Ναι. Ε, μόλις τελειώσαμε την ωραία μας τη φασολάδα με τα αυγά τα τηγανιτά Α για... πολύ ωραία Για Παραΐτσα. Και με πολλή ηρεμία παρακολουθώ την θαυμάσια εκπομπή την οποία έχει. Γνωριζόμαστε και... καταρχήν. Ναι, να χαμηλώσω λίγο το. Ναι, ναι, γιατί κάνει. Λεπτό, να τώρα ναι, ναι. λίγο το μισό λεπτό. Καταρχήν και. Καταρχήν θα να ρωτήσω. Πάρα πολύ γιατί... Να ρωτήσω γιατί. ωραίο σταθμό το οποίο έχει και... και καταπληκτική μουσική. Ευχαριστώ πολύ. Και εκλεκτού εκλεκτούς καλεσμένους οι οποίοι μας κρατούν θαυμάζες συντροφιά μας στηρίζουν ηθικά και κυκλοπαιδικά. Μαθαίνουμε ένα σωρό πράγματα τα οποία είναι μόνο αλήθειες και όχι παραμυθάκια <σκοίλυκες> για ανθρώπου αδαείς που δεν καταλαβαίνουν. Το όνομά σου αν επιτρέπετε. Είναι αλήθειες, αλήθειες, αλήθειες. Οι οποίες βοηθάνε πάρα πολύ από κάθε άποψη. Πολιτικο-οικονομικο-κοινωνικά. Το όνομά σου για να μπορώ να συνοηθούμε αν επιτρέπετε. Παναγιώτης Βένος λέγομαι Μάλιστα. Παναγιώτης Μπένος Ευχαριστώ λοιπόν Πάτα Σε ακολουθώ και... ε, Συνεχίστε δυναμικά Δηλαδή εσύ που είσαι κυρίως ε, Και με τους καλεσμένους για αυτό λέω συνεχίστε Κυρία Τζάνη Ο Λευτέρης Σαργυρόπλος Ο οποίος έχει πολύ καιρό να βγει στην εκπομπή Αλλά προανέφερες ότι ε, σύντομα την άλλη Κυριακή θα, θα είναι κοντά, κοντά μας Ναι για δηλαδή, αυτές μαζί του Στον αέρα ναι, ναι. Για να μας διαφωτίσει σε θέματα ας πούμε μαθηματικά και αυτές εξωσύ Γιατί είναι μεγαλοφύης ο άνθρωπος κατά τη γνώμη μου τώρα Στο εγώ. αντικείμενό του όντω, Στο αντικείμενό του Ναι στο, πάντα στο αντικείμενό του γιατί ζούμε και στον αέρα τη εξειδίκευση. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας στη δική του επιστήμη ναι. Και σιγά σιγά, άμα με το καλό, ε, ε, τα πράγματα έρθουν ακόμα και μαζευτούμε περισσότεροι και να συνδράμουμε και οικονομικά. Ο καθένα από τη μεριά του, εγώ με διατεθειμένος να δίνω έστω και ένα πάουν, α πούμε, γιατί είμαι στην Αγγλία και είναι το πάουν. Εδώ μια δραχμή που λέω λόγο ελληνικά ναι, να το πω ναι, ναι. για συνδρομή στο, στο, στο, στον αγώνα που γίνεται. Οποιαδήποτε στιγμή το αποφασίσει και μπορούμε να συνδράμουμε μία, δύο, τρει δραχμέ, πέντε, δέκα. Αγαπητέ Παναγιώτη, ότι... μια δυο τρει δραχμες πεντε δεκα μια λιρα που λέω λόγο. Για να, να μπορεί να κρατηθεί το κανάλι αυτό στο, σε, σε, σε, σε πολύ καλή κατάσταση και παράλληλα να γίνει για. Είναι τηλεοπτικό να μπορούμε να έχουμε και εικόνα γιατί ο κόσμος ε, πιο ε, πολύ θέλει και την εικόνα έχουμε, και το έχουμε εικόνα αγαπητέ φίλε Έχουμε η οποία θα ανοίξει το έχω πει και άλλη φορά μετά τον, τις εκλογές Εφόσον ε, δεν μας νοιάζει το θέμα να φύγουν αυτοί Έχουμε web tv το πληρώνουμε έχουμε domain name τα κρατάμε έχουμε κουραστεί για να είναι στο επίπεδο αυτό ο σταθμός και με ρωτάνε και κάποιοι φίλοι αν, έχεις, ε, αν είσαι στο τσάτ πότε πότε αν μπαίνει στο τσάτ του σταθμού ε, εγώ προσωπικά δεν έχω μπει στο τσάτ του σταθμού α, ωραία, εντάξει, γιατί μπει, με ρωτάνε έχω, κάποιοι φίλοι παρακολουθώ ανελειπώ σε τσάτ, Ευχαριστώ πάρα πολύ. σχεδόν δηλαδή ναι. και πάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Θα, θα με και αφού μου λε τώρα για την εικόνα στο μέλλον, είμαι πάρα πολύ χαρούμενο γι' αυτό και ναι. πάρα πολύ σημαντικό αυτό για εμά που είμαστε εδώ. Ήδη λέω σε εσένα και σε φίλου που είναι αυτή τη μέσα και πάρα πολύ κόσμοι από όλε τα σημεία του πλανήτη. Ε, Οικογενειακού φίλου που ναι, πήραν ναι, ναι. καφέ προ, πρόσφατα και είπα ότι ενώ μιλάμε τώρα και είναι Μάρτιο, σε μένα το μυαλό μου προγραμματίζει πώ θα είναι ο Σεπτέμβριο, η καινούργια σεζόν. Επιστρέφοντα όλοι από τι διακοπέ του όπου ο καθένα. Αυτό είναι πολύ ευχαριστώ. Οπότε. Σε χαιρετώ, να είμαι σε καλά. καλά. Σε ευχαριστούμε για, τη, για, για την προσφορά σου. Να είσαι καλά. Είναι, ευχαριστώ εγώ. Όλα είναι πολύ ωραία, όλα είναι πολύ ωραία. Δηλαδή μαθαίνω νέα, ευχάριστα και θα παρακολουθούμε τις εκπομπέ. Οκ. Να είσαι καλά, αυτή πολλά να Α πάμε στο πολύτιμο χρόνο και στου φίλου και σε όλου. Να ακούσουμε και κανένα τραγουδάκι βάζει καταπληκτικέ ροκέ. Να σε καλά. Να σε καλά Εγώ σε ευχαριστώ να ευχαριστώ πάρα, πάρα σε πολύ. ευχαριστώ και να πει σε όλου ότι δεν σε ξέρω ούτε σε ξανήζω ή μου. <laughs> Άλλα, τάξει, θα κατέβω στην Ελλάδα. Εννοείται. Στο υπόσχομαι θα περάσω να σε πάρω τηλέφωνο αν η προποθέσει και εσύ δεν έχει πάει διακοπέ. Οτιδήποτε στον σταθμό να σε να, να, να, να τα πούμε. Ναι, ναι. Μου λένε εδώ διάφοροι φίλοι ότι αφού είσαι φανατικό φίλο εδώ του σταθμού για όλου αυτού του λόγου να το διαδίδει εκεί που είσαι το θέμα αυτό. Βεβαίω, βεβαίω, βεβαίω. Λοιπόν. Δεν είναι, γιατί όχι, γιατί δεν είναι. Αυτό είναι ευχαριστή. Σύντομα, άλλη Να είσαι καλά. Και εσύ, καλό σου βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την παρέμβασή σου. Για. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, παιδιά. <συμπ> λοιπόν, ο φίλο ο Παναγιώτη από το Νιου Νιουκάστλ τη Αγγλία. Λοιπόν, εδώ είμαστε τον Αλμπέντο 14. Έχω μια ιδιαίτερη. Βρατιά θα έλεγα σήμερα 10 Μαρτίου 2019 και τώρα δράτουμε τη ευκαιρία, ας πούμε ότι ήταν ένα διάλειμμα όλη αυτή η διαδικασία έχουμε μείνει στις λεπτομέρειες των τηλεοπτικών εμφανίσεων κάποιων φίλων οι οποίοι πάνε απροστάτευτοι ενώ αυτά τα πράγματα θέλουν συντονισμό, θέλουν οργάνωση. Εγώ που έχω εμπειρία και άνεση, στο λόγο και στο τι θα πω φωτοβολίδα και κάνω προεργασία. Τηλέφωνο, πότε να έρθω, τότε αυτό, ναι, πόση ώρα θα είμαι, εάν είναι και άλλοι ποιοι θα είναι, να ξέρω να έχω προετοιμάσει την μπάλα θα παίξω και λοιπά. Αυτοί πάνε, δεν ξέρουν η τηλεόραση είναι ένα πυράγχα. Σλί θα πάω, θα τα πω, θα με δούνε κλπ. Όχι, αντί να κερδίσουμε, βγαίνουμε χαμένοι. Γιατί σε γελιοποιούν κλπ. Και, και δεν μιλάω για την Ανίτα τώρα. Γενικά, όπου πάει καθένα, απροστάτευτο από του δικού μα, που είμαστε, καταντήσαμε να θεωρούμε θααιρετικοί στην Ελλάδα, επειδή μιλάμε για τα ελληνικά. Δηλαδή, η Τζάνη, θα πάει πουθενά η Τζάνι, θα του δείξει τα μπινελίκια, δεν τη νοιάζει αυτή είναι. Αλλά δεν θα πετύχουμε αυτό που πρέπει Δεν θα το πετύχουμε Θέλει τεχνικές Και δεν είναι εγωιστικό αυτό που θα πω Πρωτοήρθη η ΕΤ Η Δύο Στον χώρο που σας έλεγα πριν στην πατησίων Το 85 Και μας έβγαλε ειδήσει. Και ποια ήταν η ατάκα Λέει αγαπητοί φίλοι Στη σειδήσεις των 8 Δεν υπήρχε άλλο κανάλι Ετένα εντείο τότε μετά το 1990 άνοιξαν Και λέει αγαπητοί φίλοι έχουμε κάποια περίεργα νέα Σήμερα να σας ανακοινώσουμε Η εξωγήνη απέκτησαν γραφείο Στην οδό Πατησίων 158 Στο δεύτερο όροφο Και την άλλη μέρα δεν μπορούσα να βγω να πω να πω Στην οικογένωση για καφέ Με την έννοια από την πλάκα που έγινε Η εξωγήνη Απέκτησαν γραφείο Στην Πατησίω Στον αριθμό 158 στο δεύτερο όροφο Εκεί που Γίνανε αυτά που σας είπα και μαζευτήκανε και το τάκι και λέει από εκεί ξεκινήσε το έργο. Λοιπόν, πέρασε ωραία καταπληκτήκα. Δηλαδή η πλάκα είναι μέρος της ζωής. Άλλο η σοβαροφάνεια τώρα και μετά το σοβαρεύουμε εδώ πήχει η παπά τι έχεις να πεις σήμερα αυτό ρίχτα. Εμένα η δουλειά μου λοιπόν η δουλειά μου εντό εισαγωγικών Ήτανε Να είμαι διαμεσολαβήτης Σου ανοίγω μικρόφωνο Μιλάς, μπορώ να σε διαχειριστώ Και ο κόσμος που ακούει Γουστάρει Είτε λέει πλάκα, είτε σένα προσωπικά Είσαι απορρίπτη Τέλος, εδώ ο Κρίνοντολη. Το αποτέλεσμα Εμένα προσωπικά Σε ό,τι με αφορά προσωπικά Με έχει δικαιώσει Πού αποτύχαμε Στη φαγομάρα Λοιπόν θα διαβάσω κάτι που δεν το έχω ξανακάνει Είναι μια σημείωση δική μου Μισό λεπτό Ενέτη Για να καταλάβουμε τι θέλω να πω Δηλαδή εγώ σημειώνω Την αντίληψη που έχω Για το παιχνίδι Πως είναι στιμμένο Και έρχομαι τώρα μετά από 35 χρόνια Και μου λένε ρε Γιώργο Τι ρε Γιώργο ρε πηγαίντε παρακάτω μίσου, δεν μπορώ άλλο Λοιπόν Είμαι σταροπλάνο. αροπλάνο, έχω βάλει εδώ τώρα ένα στυλ σημειώσεων στο καθισμα 58 58H, πάντα να πίσω πίσω δεξιά, να έχω παράθυρο που είναι οι δύο θέσεις εκεί που στενεύει το αροπλάνο, διότι τότε καπνίζανε στα αεροπλάνα και δίπλα ήταν τουαλέτα, οπότε αν ήθελα να σηκωθώ, να ξεβημουδιάσω σε υπερατλαντικό ταξίτη, είχα την άνεση μου. Λοιπόν, αναφέρω ότι είναι η πτήση 412, Νέα Υόρκια, Αθήνα και λέω «Είναι προσωπική σημειώση της ξέρει ούτε το παιδί μου. Δεν είπα νίκου ότι έχει το τσάτ σήμερα, κάποιος μου στείλει ένα μήνυμα και μου λέει «Έχει χαλάσει το τσάτ ως παράπονο, άρα είναι και αυτός συμμετέχον». «Είναι μέσα, δεν μπορώ να πω το όνομά του αφού είναι πριβέ η αναφορά, όμως ξέρεις πολύ καλά τι συμβεί» και αναγκάζομαι να κάνω πράγματα που δεν με ευχαριστούν ε, για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και λέει δεξιά το chat ότι είναι δημόσιος σχο... πλατφόρμα επικοινωνίας λοιπά, και θέλει συμπεριφορές σε άλλες λοιπόν άστο τώρα αυτό για σήμερα τουλάχιστον λοιπόν εγώ θα διαβάσω κάτι το οποίο ότι σε τι μισό λεπτό ναι Συλλάβετε το όπω θέλετε και παντρέψτε το. Τα τελευταία 40 χρόνια ή και παλιότερα. Τι έχει συμβεί. Εγώ αυτό τα πήρα χαμπάρι στα 34 ετσι Αυτό δεν είναι θέμα το Είναι καταγεγραμμένα και λέει εδώ 18 11 18 81. Έτσι. Πότε ανέβηκε ο Χουντίνι απάνω. Για ψάχτε την ημερομηνία, εγώ είμαι σε ένα ταξίδι το οποίο γυρίζω. Αν κατέβηκα στην Τριετία, έτσι λοιπόν. Επαναλαμβάνω, σημειώστε το και ψάχτείτε. Πήγαινε να δείτε τι εφημερίδε τη εποχή. 18.11.1981. Εάν θυμάμαι καλά, ω κατόγρια που είμαι, ο Χουντίνη ήρθε τον Οκτώβριο και πήρε την εξουσία του 81 πριν ήταν ο Ραούλ <coughs> λοιπόν και γράφω ο επιβάτης πίσω 412 γράφει εντυπώσεις από ένα άλλο κόσμο πολύβουο, αλλοπρόσαλλο, ανώνυμο έναν κόσμο δίχως ιδανικά δίχως πρόσωπο, δίχως νόημα έναν κόσμο νάιλον καταναλωτικό, δεμένο με την ανυπαρξία πασαλημένο με κάθε είδου. καταναλωτικά αγαθά ένα αυθονία που για να τα προφυλάξει βάζει συστήματα συναγερμού και διπλά σύρτια στο σπίτι του, οπλοφορεί και κινδυνεύει ανα πάσα στιγμή για αυτά, για τα κατανοητικά αγαθά δηλαδή. Μισό λεπτό να γυρίσω τη σελίδουλα. Αυτός είναι ο κόσμος του νέου κόσμου, αυτός είναι ο κόσμος της Αμερικής. Ο κόσμος της Νέας Υόρκης, η άλλη όψη του νομίσματος, η άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η γη της επαγγελίας, η γη των σκλάβων της ζωής, η γη των ανούσιων απολαύσεων, η γη της βίας του ναρκωτικού, των εγκλημάτων της μοναχικής ζωής, η γη του πυρός και του σιδήρου. Αυτή είναι η Αμερική. Και... Αν δε σ' αρέσει, κύριε, κλείσου στο σπίτι σου και δε σ' τηλεόραση. Εκεί όλα είναι όμορφα, έγχρωμα, παραδυσένια, υπαρκτά, τελίτσες, όνειρα. Διότι αν κλείσεις την τυβή και διαβάσεις εφημερίδα, ξεχνάς το όνομά σου. Ε, όχι, κύριε, δεν μ' αρέσει να βλέπω τον κόσμο στην τυβή, την κλείνω και φεύγω. Λοιπόν, συνεχίζουμε και περιγράφω ένα πρωινό στη Νέα Υόρκια από ένα παρατηρητή Παύλα Εμένα. Τρένα λεωφορεία ταξί κινούνται και μεταφέρουν τον εργαζόμενο στη δουλειά του. Πρόσωπα ξυπνημένα, χλωμά, φοβισμένα νευρικά. Το απρόσωπο μια μιας πολυάνθρωπης πόλεως, σιδερένιας που ροκανίζει ανθρώπους, και συνειδήσεις έναντι Ο λίγων δολαρίων ημιρεσίως πάει στη δουλειά του Αμήλυτος δουλεύει Αμήλυτος επιστρέφει σπίτι του Τρώει βλέπει τον παραμυθένιο κόσμο Στον οποίο νομίζει ότι ζει Στην TV Και πατάει το κουμπί Σκοτεινιάζει η TV Πάει ο κόσμος έφυγε Χάθηκε στο βάθος της λιχνίας Και αυτός χάθηκε στο βάθος Του κρεβάτιου του Και της ανυπαρξία του και είναι ευτυχής γιατί κοιμάται σε Σεντόνια κάνων. Και είναι ευτυχής γιατί τον όμορφο κόσμο του τον βλέπει σε TV RCA και αν θέλει να τον ξαναδεί έχει και βίντεο JVC Νιβίκο. Και είναι ευτυχισμένος γιατί τα τζίν του είναι Τζόρτα. και είναι ευτυχισμένο γιατί έχει Αμερικάνη αμάξι και είναι ευτυχισμένος με τρία λουκέτα στην πόρτα, με φοβισμένο μάτι, με ανύπαρκτο στόμα, γιατί αν φωνάξει δεν θα τον ακούσει κανένα, εάν ενόχλησει κάποιον, τότε δεν θα μπορέσει να ξαναφωνάξει και είναι ευτυχισμένο γιατί δουλεύει στη γωνία και πουλάει λουκάνικα, ευτυχισμένο γιατί σήμερα του την πέσανε και του πήρανε την εισπράξη, ευτυχισμένο γιατί βλέπει στον δρόμο πέντε εκατομμύρια μυρμήγκια να περπατάνε. Ευτυχισμένο γιατί τρώει steak και ακούει στέρεο. Και είναι ευτυχισμένος που είναι μόνος του Μπράβο, ζήτω ευτυχία σου Κράτα τη για σένα φουκαρά Άνοιξε την τηλεοράσή σου Και δες την Μην απλώσεις όμως το χέρι σου Έχει γυαλί μπροστά Το κανάλι 5 είναι καλύτερο από το κανάλι 7 Το κανάλι όμως το δικό σου Είναι χειρότερο απ' όλα Αλλάξε το Μην ξεχνάμαστε, αυτά είναι Νοέμβριο του 1981 από ένα άνθρωπο που δουλεύει εκεί με το χαβαλέ του βέβαια, 3 με 6 το πρωί, νύχτα, δεν κυκλοφορεί αρουρέος, και έχει αυτή την άποψη η οποία σήμερα την τρώμε στη μάπα στην Ελλάδα και τώρα, μετά από 35 χρόνια και μου λένε γιατί έχω φίλου μετανάστε, έχω φίλε που ήταν μετανάστε οι γονεί του και του σέβομαι και του υπολείπτομαι και το ξέρουν. Έχω κολλητάρια μου εκεί. Ε, η ψυχολογική τους ταλαιπωρία ενώ τα έχουν όλα τα άλλα, αυτά που περιέγραψα είναι απίστευτη. Και κοιμούνται και ξυπνάνε πω θα περάσουν 360 μέρες για να έρθουν 15 μέρε στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Γι' αυτό δεν ανέχομαι μαλακίε σε συζητήσει. Δεν μπορώ άλλο. Μιλάω απολύτω προσωπικά. Σήμερα η εκπομπή είναι για πάρτι μου και μιλάω με στοιχεία. Θέλω 15 ώρε να πω για μπονάτσο, να γελάσουμε για έτσι, για αλλιώ. Εκατερίνη, θα τα πω. Γι' οργανάδε κλπ. Και, και για όλου. Πριν αρχίσουν να περπατάνε στον χώρο αυτό, του ξέρω. Από τότε εννοώ Οπότε ακούμε το Conquest of Paradise Το αφήρανω στη φίλη μου τη θεάτυρα Από το γουστάρι, Και να πάω να κάνω πιπι μην πάθω για τίποτα Και πανέρχομαι αγαπητοί φίλοι Και θα συνεχίσω από εκεί που σταματήσαμε τώρα Βαγγέλης Τη Φιλία, 14, Ευχαριστώ για την τρομερή ακροματικότητα που εδώ στο σταθμό και στο πρόσωπό μου και σε όλου βέβαια που μα κάνουν την τιμή και εμένα προσωπικά να έρχονται εδώ. Δεν υπάρχει αυτή η ομάδα αλλού. Και αν ήμασταν πιο καλά συντονισμένοι και δεν υπήρχαν οι παγωμάρε του παρελθόντο, όχι από αυτού που είναι εδώ, εννοώ θα ήταν τα πράγματα πολύ πιο όμορφα. Θα περνάγαμε καλύτερα και κρωμούλε και DVD. Θα γυρίζαμε και Τελικά, εγώ είμαι ομαδικό τύπο, αλλά τι θα κάνω. Θα τα κάνω μόνο μου. Το κατέχω το έργο. Το ραδιοτηλεοπτικό το κάτεχω, το μπουρούμπουρου το κατέχω, γνωσιολογικά έχουμε άνθρωπου να το στηρίζουν, να βάζουν την υπογραφή του, Φαρδιά Πλατιάγο, κάτω φυσικομαθηματικοί, αστροφυσικοί, καθηγητέ. Το έχουμε. Και με πήρε 30 χρόνια. Δεν yes. θεωρώ χαμένο τον εαυτό μου στο αντικειμένο. Για να βρεθούν εδώ δέκα άνθρωποι. Και ακόμα δεν έχουν καταλάβει μερικοί τι τρέχει. Και το έκανα αυτό επίτηδες και το διάβασα. Το γράψα. Δηλαδή την, την κοσμοαντίληψή μου, εγώ για ένα άλλο χώρο που είναι το American Dream και έχει καταπιαστεί κόσμο, το πήρα χαμπάρι και λέω: Καλά, παιδιά, εγώ θα εδώ να κάνω την πλάκη. Τσάχνω, με ρωτάγανε εμένα διάφοροι εκεί, φίλοι. Και φτιαγμένοι ήταν συμμαθητές μου από το γυμνάσιο, βρήκα εκεί, από το στρατό. Μου λέει: Γιοργά, α, τι έγινε, Λέω: Ήρθα να κάτσω λίγο να σα δω. Μπορέμικα και να φύγω. Γι' αυτό έχω πει καμιά φορά ότι μένα είναι επιλογή μου που είμαι εδώ. Μπορούσα να είμαι στη Χαβάη που έχω τον ανήψιό μου. Λέω να έρθω να κάνω βαρμαλάκι, βλέπω τι φοινικέ. Εδώ μ' όπως όπω γουστάρτε κι εσεί. Βλέπουμε την Ακρόπολη, πάμε σε ένα βουνό, πάμε σε ένα αρχαίο χώρο και παίρνουμε ενέργεια γιατί βρίσκουμε. Τουλάχιστον εγώ έτσι γουστάρω. Να πω και μια μαλακή αγωστική, κύριε μου, έβαλε στόχο να κάνει λεφτά, τα έκανε ωραία. Να τα χάρι με, γεια σου με χαρά σου. Εμεί έχουμε άλλη μούρλα. Έρισε να μα πουλήσει με τα λεφτά σου, Ναι. Τώρα για δεν πουλά. Στα πήρανε. Ναι. Α πρόσεχε. Α πρόσεχε. Πάσχεις και συναλλάσσε με το ελληνικό κράτο και παίρνει δάνεια για να πα διακοπέ. Όταν σου πλασάρουν την άλλη και λίτρο, ήδη και συντηρούμε. Ή ήταν η μόστρα της προηγούμενης πενταετίας Η αποβλάκωση Του ξεκολουά πενταετία για η Τζούλια Η οποία παντρεύτηκε και πήγε στο, στην Αυστρία Και λέει οι κολοέλληνες Τι λες μωρι πουτάνα Πες μας που είναι ωφελόσα τη σαμπάνια πρώτα Αυτά πετάγανε Είμαι η πετρούλα και μόλι τελείωσα Αυτά Και τρέχαν όλοι να πούμε Σαράντα χιλιάδες την εβδομάδα που έλεγε το downtown 40.000 την εβδομάδα κάνε το τάλιρα και κάνε και το μπάτσετ επί τέσσερι εβδομάδε. Λοιπόν, κανεί δεν μπορεί να πει τίποτα γιατί το ξέρω το έργο όλο από κάτω, από πάνω, από μπρο, από πίσω, από μέσα, από παντού. Επικοινωνώ με δύο-τρει γιατί του ξέρω κάτω χρόνια, δεν του ενοχλώ ποτέ, δεν έχω ενοχλήσει ο Φερέ είναι φιλό μου. Το πήρα την άλλη φορά, λέω ποτέ να φέρουμε αλλά κάνουμε κατσοκίνα, κάνουμε χαβαλέ που γυρίζει στο τίλ. Μου λέει την τάδε μέρα ή την τάδε πάρα με τηλέφωνάρς. Δεν πήγα γιατί είχα λούλιες. Ή ο Νίκος. Νίκος είναι δίκος μας. Είναι ο μόνος δημοσιογράφος από όσους έχει όλη η Ελλάδα μαζί τοπικά δίκτυα μονος δημοσιογραφος απο εχει μικρά αυτά και λέει εγώ την Ελλά... Τι, τα Σκόπια θα τα λέω Σκόπια. Δεν έφαγε απόλυση. Ο Νίκ Ποιος βγήκε να πει ότι άλλο τι κάνει σχόλια; Δημόσια Έγινε αυτό στο διαδίκτυο ο Νίκος. Λέω Αν το πάρω τηλέφωνο θα μου σε όλο το Σάββατο ή την Κυριακή που έχει τις εκπομπές. Με το κάνω. Όταν έρθει η ώρα και χρειαστεί. Και για να το κουμπώσω τώρα στον χρόνο που είμαι... Ο μάνες είναι έξυπνο άτομο και δεν είναι άπλιστο, ρε. Το ξέρω από το 89 εγώ. Ήταν στην εφημερίδα Νίκη η οποία πουλάγε 650 φύλλα. Το 89 τον Νίκολα. Έχω φωτογραφίες. έχω σαν και πέραναν συνεντεύξεις στους χώρους που σας είπα. Από τον Αντένα από εδώ από εκεί. Ήτανε βάζο με μια ζαπουλαμούρη εγώ. Έχω ένα αρχείο μπαούλα ολόκληρα. Φωτογραφίες από, από, από. Δεν με νοιάζει αυτό που κάνω τώρα Είχα λόγο που το έκανα Και ήρθε η αιτία και το έκανα Αλλά ο δέκακό ακόμα αμοιγεί ως χαλού Ενετάχθη στην παρέα ο Παντελής, ο Σοκοτουγιάννης κάθε Παρασκευή μετά το Διαμαντάρα Και θα είναι κοντά Και όποτε είναι στην Αθήνα γιατί μένει μακριά Ο Λευθέρης Ο Αργυρόπουλος Την Κυριακή Όλοι έχουν κάτι να πούνε. Εμένα δεν με νοιάζει τα προσωπικά του, ο χαρακτήρα του, η ιδιαιτερότητά του. Τι έχει να μα πει, ενδιαφέρον, ε, προχωρά. Εάν αυτό το συνδυάσει με την κουταμάρα σου και έτσι να μα ε, κάνει ζημιά κλπ. Πέρασε ξω, κύριε μου, τελείωσε. Αφού βάζουμε την τσέπη μα. Έχουμε το PayPal. Ένα ευρώ να βάζει ο καθένα το μήνα. 500 άτομα με 500 ευρώ. Όλα πληρωμένα για να κάνουμε την πλάκα μα. Εγώ εδώ αφιερώνω τη ζωή μου 24 ώρε. Ξέρουν οι προσωπικοί μου φίλοι Που πολλές φορές με παρεξηγούν Με παρακμηνεύουν Για δεν ξέρουν τον τρόπο που σκέπτομαι Και απευθύνομαι για τους Στην Κύπρο Δεν παίχθηκε τίποτα Οδυσσέα μου Τι ψώνησε από ότι ξέρω από κοινό φίλο Είδε κόσμο είδε, Έσπρωξε δέκα βιβλία Και, και εξετέθηνε εγώ Γιατί κάποιοι φίλοι έχουν καλύψει το τίμημα ε, 5-10 είναι δεν έχουν πάρει το βιβλίο και μου λέει δεν σου ξαναφέρνω βιβλία δεν μου ξαναφέρνεις βιβλία και έχω εκτεθεί εγώ Ναι. Περάσεξω. θα την καλύψω ότι τη, το φάουλ από τους ανθρώπους θα πάρουν τα λεφτά τους πίσω ή αν θέλουν άλλο βιβλίο δεν βλέπουν διπλάτους. του και του λέει κοινός φίλος ρε μαλάκα την ψωνίσες τι κάνεις να... εσύ δεν του κάνε αυτό και το κάνει δεν σου επήρεσε στην Κύπρο Λοιπόν, τι ψωνίζουνε, γι' αυτό διάβασα αυτά που διάβασα Εγώ έχω την κοσμο αντίληψή μου α, τι, Πώς παίζει το έργο εντός και εκτός από το 81 Και έσαι τώρα και μα τώρα μαγκές Τώρα παρακάτω Και ο παίξεις μαγκές που λάγε. Για πήγετε αν το δείτε που είναι Βγάλαμε περιοδικό το 7 Το Το 2007 Πάω από τη μια χρονιά στην άλλη τώρα. Το για του φίλου Σεκατερινίδη και λοιπά, μπορεί να τα πούμε και σε. Ε, εντάξει, σχετικά για Αλμπέντο είναι νωρί, αλλά μπορούμε να τα πούμε μια και αύριο αργία, Αλλά μπορεί να τα πούμε και σε μια άλλη εκπομπή. Να κάνω ένα δεύτερο σενάριο γιατί τα καταγράφω, τα θυμάμαι για να τα κάνω ένα βιβλίο. Μετρώνει φίλοι μου. Όντω πρέπει τελικά. Διότι άλλο τι έχει πει ο Όμηρο και η Αθηνά και η Αφροδίτη και άλλο. Πώς μπήκαμε εμείς όλοι στο παιχνίδι και τι κάναμε προς αυτή τη διατεύθυνση. Αφού δεν με έχουν ανάγκη, γιατί με πλησιάζουν. Εγώ δεν του έχω ανάγκη. Εγώ τι κάνω, το κάνω μόνος με αυτό φωτό δεν είμαι τερόφωτος. Σε όλα. Και άμα δεν ξέρω κάτι, πάω και το μαθαίνω. Και άμα ο δάσκαλος μου το μάθει, του λέω respect. Τον φυλάω. Όπως... Λέω ότι μη και δόξα στο χιονισμένο Αν δεν ήταν χιονισμένος Με άσχετος με τα κομπίτερ Με βάλε κάτω μου λέει Γιώργο αυτό Λέω δείξουμε και το άλλο όχι λέει αύριο Είναι καλός δάσκαλος Και δεν το παίζει μάγκας τρει ώρα τη νύχτα να το πάρω λέει, Τι θέτς γιοργάρα, Κρακ. Γιατί γουστάρει Έχω κόμπλεξ εγώ, να. Δεν από ποιος με στηρίζει. Δεν από ευχαριστώ. Τι είμαι, ηλίθιος. Που το κάνω αυθορμήτως και πονηρά να το κάνω. Στρατηγικά από έλα μου, να του λέω ευχαριστώ. Να τον φτιάχνω να με σενιάρει. Όχι, το ξέρει. Μας το οικογενειακό. Εγώ αν δεν είμαι οικογενειακός φίλος με κάποιον, δεν συνυπάρχω. Πάω σπίτι, τρώω καπίνο. Σκώ τη γυναίκα του Γιωργάρα τι θες να φτιάξω Τίποτα ένα καφέ Σε άλλου φίλου πάω Δηλαδή αν δεν έχουμε επικοινωνία Αν δεν έχουμε επαφή τι Παραμυθιαζόμαστε εδώ πέρα Εγώ τουλάχιστον από τη φίλη Δεν έχω αυτοπαραμυθιαστεί Αυτά τα 14 μου 13 Όπου ρωτάω τον καθηγητή του σκεφτικό Και του λέω αγόρι μου τι μύρισε το κρίνο Εμένα η μάνα μου έχει πει άλλα Και του λέω εντάξει παιδί μου Εγώ είμαι 12 για αυτό είναι 50 εγώ. Με αποβάλλει τέσσερις μέρες, λέει το μπούστη γιατί με απέβαλε, κάτι ρώτησα, σοβαρό. Μου λέει και ο μπάρμπας μου για το Matrix, αού αού, τάκ έτοιμος. Το 81 γράφω αυτά τα είδα, θα έκατσω 100 χρόνια στην Αμερική, να λάβω τη Ρολοπέζη. Γι' αυτό τα διάβασα. Δηλαδή, έχω γράψει εγώ ότι παίζει πριν 100 χρόνια στην Αμερική και έρχονται και μου λένε: Να σου πω, τι να μα πει, Δε Αγόρι, μου τραβά παρακάτω. Πήγαινε, πε τα αλλού. Όχι εδώ. Έχουν φτιάξει το ΕΑΡ και με παίρνει τηλέφωνο ο Βαγγέλης. Μου λέει: Α σου πω, έλα το γραφείο στην Ακαδημία. Και δεν μιλάω προσωπικά. Θέλω να πάω αλλού, προσέξτε τα πόδια. Παραβαίνω έλα αγόρι μου τι θες του λέω Μου λέει τι κόσμο μπορεί να μαζεψει. Λέω για ποιο λόγο Μου λέει θέλω να κάνουμε αυτό Έλα 300 είναι καλά Το 2007 Το Σεπτεμβρίο Μου λέει καλά είναι Είχανε φτιάξει το AR Α έλα οδησσέα αγόρι μου Λοιπόν εγώ λέω πράγματα Δεν λέω προσωπα Λέω γεγονότα και ποιοι με φωνάξανε, εγώ δεν συμμετέχω πουθενά, εγώ με πάρα. εγώ μες στον κόσμο μου. Γουστάρω από πάω καφέ, θα πάω στη δουλειά μου και θα πάω να συναλλαχθώ με αυτός που γουστάρω εγώ. Τη μάνα μου την ίδια, άμα την γουστάρω δεν της μιλάω. Τέλος. Ωραία μου θέλω με λέει μια ταλάντωση, αγόρμητας, είσαι ταλαντός εγώ τώρα, περίμενα. Λοιπόν Σημειωτέων Ότι υπάρχει ένας Σοκράτης Χριστοδουλάρης, Γιατρός και χειροπράκτορας Πολύ γαλός στο αντικείμενο του Τον οποίο γνωρίζω Από το 92 νε, Όχι, 90-91 Έχει κλείσει ο χώρος ο προηγούμενος Για λόγους παρεμφερής Γκρίνια, κόντρες, αυτά ιστορίες Δεν γαμήθητε τα κλινόλα Πουλά να εκόπω εδώ να μπλήρουν ο... να Και είμαι ένα χρόνο αραχτός Το 80 89 Έχει αρχίσει ο τζερόνιμος Και λέω εντάξει την πλάκα μας κάνουμε Γουστάρουμε αυτό το αντικείμενο ρε, παιδί, Το γουστάρουμε Τι συμβαίνει το υπαρξιακό γιατί ήρθαμε εδώ Τι κάνουμε Ποιος μας έχει πιάσει τον κόλλο Και λοιπά και λοιπά να δούμε τι πέσει Στην Ελλάδα ζούμε τώρα Στο μεγαλύτερο μην πω ότι του, του, του πλανήτη δεν υπάρχει άλλο. Να είμαι συμμορία των 11. Και υπήρχε και η νέα ακρόπολη στην Αγίου Μελετίου. Και πτάνεις σου. Άλλο μαυσολείο. Λοιπόν... ο οποίος του στο τουλάρης έχει ένα ακτήμα και στο Λάβριο κάπου το ξέρω από το 1991 το ξανατρώω μάπα το, το 2007 θα απανέλθω στον Ευάγγελο τώρα κάνω μια εκδρομή εδώ με το Τσαγκαλία τον, τον αργύρι με 50 άτομα μέσα και πάμε την έχω κάνει και πριβέ με φίλους αυτήν ναι. Είναι Βολτίτσα, ε, Βραβρώνα, Λαύριο, Μουσείο κλπ. Σούνιο και γυρίσουμε την παραλία. Ένα δίπατο λεωφορείο χαμπάρι, καλοκαίρι. Στη διαδρομή του ταξιδίου έχουμε φύγει για τη Βραβρώνα. Πάμε για Λαύριο. Μου λέει ο Αργύριο, Γιοργάρα, πάμε από το Χρυστοδουλάρι το κτήμα. Λέω τι να κάνουμε, ρε. Αυτό δεν ξέρει αν τον ξέρω ή όχι. Λέει, μιλήσαμε τώρα στο τηλέφωνο, άρα ήξερε ότι εμεί κάνουμε γνώμη. Και έχει ένα χτύμα εδώ πιο πάνω, κλπ, και κλπ. Και να πάμε. Όχι, δεν πάμε. Αλλά περίμενα, εγώ δεν παίρνω αποφάσει. Έχω 50 άτομα. Αν εδώ γουστάρουν, παίρνω το μικρόφωνο, λέω παιδιά, δηλαδή, γουστάρατε να πάμε. Εκεί έχει αυτό και αυτό και αυτό. Έχει ένα κλίμα μεγάλο, έχει μαγειρία να μαγείρεψω ο καθένας να κάνει το γουστάρι, έχει αποδιτήρια, έχει πισίνα, όποιο και όποια θέλει να φουντάρει, να κάνει μπάνιο και θα συνεχίσουμε. Και μου λένε ναι. Λέω πάμε τώρα. φου μου λέτε ναι. Στο πουλμανί με εγώ, ο Τσαγκαλίας και 50 άτομα. Του τρία, κάπου εκεί, τέσσερα. Έχαμε το κανάλι ένα την εκπομπή και έκανα μια, μια εκδρομή και περνάει η ώρα. Σκάμε με στο κτήμα, τσάπω ο κράτη, στο οποίο ξέρω ότι είναι εποχή την παλιωτηθήκη. Έλα ρε, τι έγινε, ξέρω εγώ, αυτά αράζουμε εκεί μαζί μου στο πουλμαν ήταν και ο Ποδότας ο Μακής. Πώς το ξέρουν να το ρωτήσουν. Τσακαλία Αλλάζουμε εκεί, ξέρω εγώ. χουχού... κάτι τσιμπήματα, Γιατί έτσι. Απάρουν μια ανάσα να νεράκι. Παναλαμβάνω, καλοκαίρι. Και είχε ένα δέντρο σε ένα σημείο και έχουμε αράξει από κάτω στη Ρωσία. Μπουρούμπου, ναι, ρε, ναι, ρε, ναι, ναι, οδυσσέα, αγοράκι μου, ναι. Λοιπόν. Ο αρχηγός των εξαρχείων με τη γαλλική έννοια που καθόταν στην πλατεία για τον ρησπέκτο ε, και τα ίδια τα κοπρόσχηλα αυτά Το δικό του ανθρώπου που ήταν ήχη ε, πάρα ο του κλέψαν το μαγάζι Μετά ακόμηση πήγε στην Καλιθεά Και από την αγόρια του πεθάνε Οι ίδιοι Είπαμε νίκο του Χριστοδουλάρη στο Λάβριο. λοιπον Λοιπόν Είχε ένα κτήμα έξι-εφτά Μοναχοφαγάς Και εγωπάθεις Λοιπόν και είναι εκεί τώρα ο Νίκος ο ο γνωστός, ο οποίο και ρεμπετάκο ο φίλος μου Νίκος και ο Βαγγέλης. Είχαν αράξει εκεί και λοιπά, ο Νίκος έκανε για την πρόβεση, είπα έγινε να ράξει δυο-τρεις μέρες και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Και πιάνουμε την κουβεντά. Και όπως γυρίζει η κουβεντά, ο Ποδότας είναι μαρτυρα. Γιατί ο τσακαλιάς ζει Γυρίζω και λέω Δεν μου λες ρε Βαγγελάκη Πότε βγήκε στην παραλία εσύ Και βγάλε και το περιοδικάκι σου Μου λέει το 2000 Λέω είσαι 15 χρόνια πίσω ρε αγόρι μου 16 Οργανώσου λίγο καλύτερα Είχα βάλει στο άλογο τώρα και τρέχει ξέρει Το 2000 Τσου, τσου, τσου, τσου, τσου. Κλείνω την παρένθεση. Πάμε στο 87 τώρα. Έχουν φτιάξει το αίρα και τα λοιπά. Να μαζεύσουν κόσμο. Συνδεύει ο κόσμο ο Καρποδίνη. Και είμαστε εδώ στην Ακαδημία. Στο γκραφείο μου λέει. Πόσο κόσμο μαζεύει, σου παίρνει αγόρι μου. Του λέω 400-500 πόσοι θε. Τι το θε, να κάνουμε αυτό για αυτό. Λέω γι αυτό το έργο δεν παίζω εγώ. Εμένα η επαφή με τον κόσμο είναι. Έχω άλλη μου γλάγω. Γουστάρω έτσι να... να μιλάμε. Δεν μπορώ να του καλού γιατί δεν καλού πούνομαι εγώ. Δεν κομματικοποιούμε. Δεν έτσι, δεν αλλιώ, δεν αλλιώ. Και... Αν βρει κανείς σε μένα αν σε καμιά ομάδα γραμμένος και αύριο σε άλλη και άλλη για να το παίζω αρχηγός και πρόεδρος και αντιπρόσευα να έρθει να του χαρίσω το σταθμό λοιπόν μου λέει να βγάλουμε ένα περιοδικό να μην είναι κεντραρισμένο ελληνοκεντρικό όπως θα το δικό του να είναι πιο μούλτι Λέω εκεί δεν έχω κανένα πρόβλημα. Υπήρχε εκεί ένας άλλος φίλος. Η απόγευμα ήταν στη Φιδίου. Ονόματι Μίλτος δεν θέλω να πω επώνυμο. Γιατί μα σωστά λεφτά για αυτός και το παίζει μάγκας. Και τώρα είναι στα Παραβολητικά. Στην Ιάσονο, στον Πειραιά. Και δεν θέλω να πάρω κανένα εκεί μέσα να το σουτάρει. Γιατί τον λυπάμαι. Και... Αποφασίζουμε να βγάλουμε το περιοδικό «ΑΟΤΟΝ». Το οποίο το ακόμα σε στήσιμο περιοδικού και θεματολογία και όπω ήταν δημένο, δηλαδή στημένο, δεν είναι κυκλοφορεί περιοδικό στην αγορά. Τότε μεταξύ κυκλοφόρησαν όλα. ΑΟΤΟΝ. Είχε μέσα συνέντευξη του Χαράβελα, τη πύλη του του που ήταν στα γκάζια τη το 7. Δύο-τρει σελίδε και τέσσερι-πέντε σελίδε του. Λα 16 σελίδες Με τίτλο η τέχνωση του νου Του Σαραγά Είχε τουριστικό κόλπο μέσα Είχε το Σέτζεν Πέπερ Να πούμε τον Μπίτλισ Λα ήτανε ρόκτο περιοδικό Τελείως τώρα προχώ Λέω του φίλου μου του Μίλτου Λέω θα κάνουμε μια εταιρεία έτσι, Να βγει το περιοδικό Γιατί θα έχει τσόβο μου λέει στην πρώτη κυκλοφορία το βγάλουμε τον εκδοτικό οίκο του Βάγγελ. Λέει γιατί είναι θέματα τη διανομή. Αυτό έχει παλιό. Έχω κάνα δύο αντίγραφα. Ρημαρία, μόνο να σου πω. Και δεν ξέρω τι έχω. Έχει παλιό αυτό πρωτόκολλο. Σαν εκδόσεις και θα διευκολυνθούμε στα πρώτα δεύτερα τεφό. Ναι, ρε. Λοιπόν Λέω να σου πω κάτι Εγώ μιλάω στην ψύχρα γιατί έχω χαρτιάδουρα Ότι λέω Λέω μίλτο μου θα μας δαγκώσει Δεν μας δαγκώνει Το πρώτο τέχος θα βγάλουμε Λέω εγώ τα αστυνομία δουλειά Γουστάρω ρε παιδί μου και 24 ώρες Θα μας δαγκώσει για να μου τη σπάσει και θα πλακωθούμε Μου λέει δεν μας δαγκώσει Χωρί διαφημίσει το πρώτο τεύχος, με μία πάσα που μου έκανε φέρα στον Τιλ και μία πάσα που μου έκανε στον Άλφα προσωπικά εμένα, ο Νίκος, πούλησε πεντέμισι χιλιάς φύλλα. Μας πατάει τη δαγκονιά, φεύγουμε, λέω Στάπα, μαλάκα. Το δεύτερο τεύχος 350, το Δεκέμβριο, το ένα ήταν Νοέμβριο του, του 7, το, το, το, το δεύτερο ήταν Δεκέμβριο του 7, το τρίτο ο ήταν Γενάρη του 8, 154. Και τέρμα. Φύγαμε. Δηλαδή ρε Μαγκαφσίκα, μπορεί μόνο σου, παίξε μπάλα μόνο σου. Θε και του άλλου γιατί για να μα αγκώσει. Ρε κάνω μα η χάρη, ρε αγόρι μου. Κοκάλωσε. Αυτά είναι νομοτέλεια. Ό,τι σα λέω τώρα. Όποιο αμφιβάλλει, πάρτε τον τηλέφωνο να με πάρει τηλέφωνο. Τσογγράμμενο όλου Γεγονότα. Λέω δεν πρέπει να βγάλουμε τα κόστη Και να κάνουμε τη διανομή Και να δούμε τι θα γίνει Όχι λέω εγώ μεταφεντικό τα ταφεντικό ρίχτα Τρέχουμε τρεις μήνες για αυτό Για εκείνο για εκείνο Το ένα κάνει τόσο τόσο τόσο ρίχτα Μια άλλη πλάκα Γιατί έχουμε και λίγο μαλάκα well, yeah. Κάτσε ρε Νίκο τώρα, Να μαθαίνει. Κάνω το μαλάκα γιατί γουστάρω, είμαι καλό πρόεδρο. Έχω κλείσει ένα γραφείο στον Πυριακό και έχω σε μια αποθήκη έναν τόνο έπιπλα γραφείου και φορεά μου, ξύλινα, όλα. Τζιτζι. -τζι. Και τα είχα βάλει στον έκτο, εκεί που είναι ο χώρο που είναι ο Κοντογιάννης τώρα, ο Παντελή, ο οποίο ήταν αρχισυντάκτη του περιοδικού, τον οποίο τον έχει σκίσει, τον έχει δαγκώσει. Παντελή, Κοντογιάννη, κάθε Παρασκευή σε νέα εδώ, για πώ γυρίζει. Ο κύκλος των πραγμάτων. <ΣΣΣΣ> Όλοι έχουμε κοινές γνωρίμες, ήταν εκεί. Ήτανε ότι άμα αντάρασε ο ένας, ο άλλος, ο παντελής. Όλοι. <ΣΣΣ> Γιατί ήρθαν εδώ, τους πληρώνω εγώ, την τσέπη του βάζουν. Είδανε. Η πιάτσα είναι συγκεκριμένη. Άλλο του οι έχει άλλο οποίοι κινούνται. Και πως και γιατί και διότι και επειδή Άρα έχουν έρθει 20 χρόνια μετά Άργησαν Από το 15 Από το 1985 Και του λέω δε που μας δάγκωσε η Μελτιάδη μου Λέω εντάξει Του βγάζω ένα Έπιπλα έτσι αυτά εκείνα τα άλλα 15 χιλιάρικα Του κάναμε μια αγωγή με κοινό γνωστό δικηγόρο την οποία την παρέλαβε την αγώγη τότε και το σταμάτησα εκεί λόγω θέλω έτσι για την πάρτη μου να έχω καταγεγραμμένη την αγώγη γιατί όλοι μιλάνε και λένε αέρα στην Ελλάδα εγώ έχω χαρτιά μπορώ να έχω καλό μπλα μπλα αλλά έχω χαρτιά δεν λέω παραμύθες νομίζουν ότι λέω παραμύθες είναι μαλάγες ή να ανοίξω μια παράθεση πέσω ότι λέω παραμύθες ναι. Ε δεν αυτό παραμύθιαζουμε και ο ίδιος όμως Το κλείνω Γιατί έχει σημασία Το επτά αυτά Με το χρουστοδουλάρι άλλοι Κατρουλού αυτοί Και λοιπά Λέει τι θέλανε να μάζευουν ο κόσμος Όποιον τα ακούσουνε Στο σβέρκο, στα αυτιά, στο... στον αυτιένα, στο κολομέρι Όπου, όπου σου ρίξουν την δαγκόνια Και τον θερούν αυτό Εντάξει, εγώ δεν το θεωρώ. Λυπάμαι. <συσχε> Περνάνε τέσσερα χρόνια και πάμε στο φθινόπορο του 2011. Και με παίρνει τηλέφωνο. Ενώ έχω κάνει τι αγωγέ και λυπά. Μου λέει ο Ρογάνα. Εγώ πάντα θέλω να ακούω τον άλλο, ας είμαστε και εχθροί. Για να με παίρνει κάτι με θέλει. Βάζει να μου πει 600.000 συγνώμες, δεκτέ. Εγώ δεν είμαι ο Θεός, ούτε εγώ είμαι ο πανέξυπνος. Το ίδιο θα έκανα και εγώ, δηλαδή, σε αντίστοιχη περίπτωση. Και το κάνω μέχρι σήμερα που μιλάμε, όταν κάνω φάουλ. Ή νομίζω ή ο άλλος δεν το έχει καταλαβεί, το εντάξει, πω, παρακάτω, να, να έχουμε χρόνο να το κοβιδιάσουμε. Μου λέει έχει φύγει από την Ακαδημία και είναι στη Λοδόνης Μου λέει πρέπει να έρθεις εδώ να συζητήσουμε Λέω καταρχήν θέλω τα έπιπλα μου Μου λέει τα έχω εδώ Λέω θέλω να, να τα πάρω Λέω ποτέ γουστάρεις Έλα πιο μεγάπη, κασέτα σαν λέω τώρα Και πάω Μου λέει τα έπλα είναι εδώ αυτό είναι εδώ, αυτό είναι εδώ Οπότε το θέσεις είναι σε ένα τα παίρνεις Και έχω πάρει μια εκπομπή στη τηλεόραση λέει, Και θέλω να σε κοντά γιατί είσαι ο που ξέρει από τη τηλεόραση Και ξέρεις και της θεματολογίας Σε ξέρουν ναι, τα άτομα που καλούμε Τους ξέρει, σε ξέρουν Να μπορούμε να συνυπάρξουμε Λέω δεν έχω κανένα πρόβλημα Υπό μια προϋπόθεση λέει, Λέω αν κάνεις την παραμίκρη μαλακέ του παρελθόντες Σε φύγα. Την πλάκα μου κάνω Κάτσε και πλήρωνε Μου λέει δεν υπάρχει Γιωργάρα αυτή η περίπτωση Σου οργινώ". εντάξει. Μάρτυρα Συναντί Μου λέει τι δουλειά έχει με ναι? Λέω Συναντί πρέπει να βάλουμε το όπλο παραπόδα Δεν γίνεται το ράδιο Πειροβολέ στον τον άλλο νέα Ήταν και πιο δεν φταίει Λέω εντάξει εσύ πάρτε τι αύριο και ρωτήστε τι εδώ και ξεκινάνε τα μυστικά περάσματα η πρώτη εκπομπή έγινε τον Οκτώβριο του 11 <συσχ> κλείνει η χρονιά κάθε πέμπτη υπότι γινόταν κάθε Σάββατο πέμπτη νομίζω παρασύμπη και όπως ήταν το, το, το project το Σάββατο γινόταν με τον κεντρικό παρουσιαστή που ήταν γιατί πάντα έχει και κανένα δύο δίπλα άλλου, το πάνελ Δοδόνει ομιλία. 150 άτομα μέσα κόρυβε να πέσει το πατάρι και βιβλία του γκουρμού και άρχισε να απέλυνε από πάνω του. Όλο το 12 και τα λοιπά. Αρχίζει τι ταζάνιε. Σκόμι και φεύγει. Βιαίνει το κρατάει μόνο του. Εγώ δεν κάνω τη λέω, α πούμε να κάνω αύριο το πρωί. Να γουστάρω. Εσύ που κάνει μα φωνάζει, γιατί πάνω μα θα ακούσει, δεν καταλάβα. Λέω ονόματα Και έχω και ένα άλλο story Στο ομαδικό για να καταλάβετε Πού θα ήταν τα πράγματα Και πόσο καλύτερα θα ήταν Θα επηρεάσαμε και την πολιτική σκηνή Το ξέρω Αλλά το ανοίγω τώρα Τους πιάνω όλου, Πέντε ήταν τώρα οι μπροστά Το Ανεξηγήτο Ο Παχίδης ο Παντελής, ο Βαγγέλης, τρεις και ένα δύο άλλοι τώρα μου διαφεύγει. Πέ, πέντε αυτοί που λάγανε. το τρίτο μάτι με το συγχωρεμένο το βουδούρι και τον άλλον το, το περίεργο, το στήνι. Λοιπόν Πέντε εκδοτικοί εκεί Είχαν στα περίπτερα Δέκα τίτλους Γιατί ο Βιανουλάκης είχε τέσσερις Ο Βαγγέλης είχε δύο Ο άλλος δύο, ο άλλος ένα Στο περίπτερο δέκα, στα μανταλάκια Μηνιαία Από τη μία άκρη του, του, του φάσματος Μέχρι την άλλη Να γράφει ο καθένας ότι γουστάρει Για να λέμε μα το θέλουμε Πάμψ". Μανταλάκι Σημειωτώνω εγώ το 85 Την πρώτη δημόσια ε, Εκδήλωση του Ανεξήγητου Στον χώρο μου στην Πατησίων Την έκανα εγώ Ήταν και ο Πίτας, ο Πανάς και λοιπά. Έχει περάσει από εκεί ο Δόριζας, ο Ιωάννης Μα τώρα και λοιπά. Δεν υπάρχει κάποιος που να μην έχει περάσει Λοιπόν Γι' αυτό δεν πλησιάζουν. Γιατί εγώ δεν έχω εμπλακή Όχι ότι γιατί είμαι στραβός Επειδή ξέρουν ότι ξέρω και ότι εγώ δεν έχω εμπλακή Οπότε σου λέει θα μας δαγκώσει Θα μας σκίσει Θα μας κράξει Είναι και άλλοι αλλά θέλω να φερθώ τώρα Είναι κορόιδα Δεν ξέρουν να βγάλουν λεφτά Να το πάμε και εκεί Είναι κακό Σεμνά και όμορφα να βγάλει γιατί είναι μια πουλας, περιοδικά στο κοινό το δικό μας αφού είναι ένα κοινό δικό μας Να πουλάς και πέντε και δέκα και είκοσι χιλιάδες φύλλα και τριάντα Αλλά να σοβαρός Να σοβαρός πουλάς τρολά. Η πουλά τη μόνο σου είπε να τύπα να με τώρα στο δικό σου το παραμύθι Αφού δεν παραμυθιάζομαι Άμα γουστάρω Ακούστε μαθηματικό τύπο είναι το point του χώρου μας αυτό Αυτό που θα σας πω τώρα Είναι μαθηματικός τύπος Δεν είναι, μπαίρνει ας πούμε Διαφωνία Λοιπόν πέντε εκδοτη, εκδότες Με 3.000 χιλιάρια το ενίκιο Γιατί ήταν όλα σε κεντρικά σημεία Έχουμε δεκαπέντε χιλιάδες ενίκια από μία κοπέλα στη γραμματεία ή ένα φιλό τους, από ένα χιλιάρικο της εποχής εκείνης, είμαστε στο 7 τώρα, σας θυμίζω, αλλά 5-20. Φώτα νερά, τηλέφωνα, ένα ταλυράκι όλα μαζί, 25. Και οι 5. Γι' αυτό σας λέω δεν συνεργάζονται. Οι 5. Τα έξοδα τους τα μηνιαία είναι 25. Έχω βρει εγώ ένα χώρο, έχει κλείσει η ασπής πρόνοια, τους λεφτά, μια παιδακοσάρα, όπως τον λένε το ξεχνάω, και έχει το γυάλινο κτίριο ξενικιαστό και τραβάει τις τρίχες του Ιδιοκτήτη, που είναι εκεί που είχε πάει το λαός φράτζι και Γαλλιρόης, δεξιά το γυάλινο το κτίριο, όπως κατεβαίνει η κατηφόρα, μετά το Μουσείο Μοντέρνας Τεχνης, δηλαδή το παλιό φίξ. Ήδη έχω την πληροφορία εγώ ότι το ΦΙΚΣ θα γίνει μουσείο. Περνάω από εκεί το τραμ, από πάνω είναι συγκρού, το μετρό ΦΙΚΣ και τα λοιπά. Ψυχή, καρδιά, εκεί. εγώ μόλις πεις είμαστε εκεί ο χώρος, ένας πολυχώρος, προσέξτε, από το 85 που σας έλεγα πριν, είμαστε το 2007 τώρα έτσι. Έχω περάσει 22 χρονιά και δεν έχουν πάρει χαμπάρι ακόμα. Ναι όμοι ρε Ψεμιάδης. Δεν έχουν πάρει χαμπάρει τι γίνεται, έχουν περάσει 22 γιατί είναι μαλάκες. Πάω, βρίσκω τον ιδιοκτήτη, γιατί είναι και αστείο. Το κτίριο είναι καταληλημένο και είναι σούπερ ντούπερ. 120 τραγωνικά, όροφος, εισόγειο πρώτο μέχρι τον έκτο και πάνω έχει Ρουβγκάρτεν και βλέπεις Πειραιά και Ακρόπολη. <στο> και είναι στο κέντρο. Το ένα κέντρο είναι η, η ομόνια αυτά και το άλλο κομμάτι κέντρο που μαζεύονται τώρα εκεί δράκοντος και λοιπά γιατί είναι το μοσείο της Ακροπόλεως όλα τα που μας σταματάνε εκεί και λοιπά είναι εκεί και είναι και προσβάσιμο και του λέω θέλω το ισογείο και το πρώτο μου λέει τόσα λέω καλά θα σε πάρω αύριο λέω άμα το πάρω μόλτο ακούστε μέσα φαιδιά το κτίριο που σας λέω Όλα άμα το πάει σε λογαριασμό, ένα δεκάρικο το μήνα θέλω. Δεκάιλιάδε. Λογού μια βδομάδα. Λέγω εντάξει. Αυτό το αναπτύσσω λεπτομερώ γιατί είναι το point στα πράγματα. Πριν το 7 και μετά το 7. Και πάω και του πιάνω και του πέντε. Ο, ο, ο πέμπτο είναι ο παντελή. Ρωτήστε τον την Τρίτη. Εδώ κάνει εκπομπή. Και πάω Θεσσαλονίκη. Σφέρα. Μου λέει Γιώργο με μέσα. Γιατί ήθελε να πόδεις στην Αθήνα. Αντιπροσωπή, να... Το πολεμάγανε οι Αθηναίοι εκδότες του χώρου μας, το μπαντελή. Το στρέτς ήταν να βαρχίδα τότε. Βγάζει τη Μυστική Ελλάδα να καλύπτει και τα άλλα και κάνει την παπαριά Λόγο-λόγο δεν θέλω να του αναπτύξω τώρα, και αντί να τα κάνει ένθετα, βιάζει το ζενίθ και το γιορτά. Ενώ μπορούσε να τα κάνει ένθετα, τον δαγκώσανε, του τα χαπή, γι' αυτό με αγαπάει και τα λέει δημοσίω. Δεν τα λέει για με Και λέει ότι μου λέει το ακούω. Του χαπή, λέω θα σε σκήσουνε, μην, έτσι μην το κάνει έτσι. Και την πάτσε. Την κλείνει την πάρδε. Για δεν ανήκει στου κακού, ο πατέλη. Πιάνω και του άλλου Έναν έναν ναι. Και λέω μαγκε όλοι μαζί έχετε 25, όλοι μαζί εκεί έχετε 10». Δηλαδή μάνι μάνι στο ταμείο είναι κέρδος 15. Όλο το κτίριο θα γίνει με λύση εκεί, μισόγειο μαγαζί, Αμερικανίες, μπλουζάκια, ποτήρια, αυτά, έτσι αλλιώς, στον πρώτο όροφο εσύ, θα έρθουν οι ελληνοκεντρικοί, στο δεύτερο το φανταστικό, στον τρίτο τα UFO, στον τέταρτο αυτό, όλοι εκεί. Έχει αομιλίες, έχει ξεχωριστά γραφεία, έχει δύο ασανσέρ, έχει roof garden και θα έρχονται όλοι εκεί από όλη την Αθήνα, αυτοί που μας γουστάρουν για πίνουν για καφέ. Ένα εύρω να έχει τον καφέ θα βγάλεις 200 εύρω την ημέρα από 200 καφέ. Άστα τα βιβλία, στα τα προοδικά, άσε, άσε, άσε Αμερικανιά Και πήγα να με δίνουνε. Λύσε ο Θα μιλάω εγώ με αυτόν, εγώ πουλά 7.000 φύλλα Αυτός πουλάει 4 Και του λέω μαλάκα και δύο μαζί πουλάτε 11 Δεν το βλέπανε και το δύο μαζί πουλάτε 11 Λοιπόν επειδή εγώ δεν είμαι προφήτης Αν δεν είμαι κυλίθιος Πάρτε του τηλέφωνο δηλαδή Και πες ο Γραμποδίνης λέει Λέω να ας πω κάτι Είμαστε το 2007, αγαπητοί φίλοι. Λέω: Σε τρία χρόνια θα κλείσετε όλοι. Μου λέει λε τρελό. Λόγο με τρελό, ναι. Σε τρία χρόνια. Και α πω και το λόγο, λέω για τσι μαλάκια, και θα κλείσει σε τρία χρόνια. Γιατί αυτοί που παρακολουθάνε, βλέπουν πόσα εκατομμύρια ακούνε το Χαρτάμπηλα, πόσι χιλιάδε ακούνε τον Καρμποντίνη στο ραδιόφωνο, πόσο τυράζα έχετε όλοι μαζί και θα σα ξύραισουν. Θα έρθουν, θα αργοπεθαίνετε και θα έρθουν να σα πάρουν τζάμπα. Αν λέω ψέματα, πάρτε του τηλέφωνο. Πάρτε αύριο τον παντελί την Άντι, όποιον θέλετε. Τώρα λέμε σημαντικά πράγματα αυτή τη στιγμή. Κλείσαν όλοι. Γιατί ο ένα κοιτάει να φάει τον άλλον, και δεν βλέπανε τη λέλα που έρχεται. Και τι κάνουν τώρα, ναι, ενώ είναι μαλάκια και του λέω κάθε μέρα και θα του λέω πάντα. Βρίζανε εμένα. Εγώ με εδώ Δεν ενοχλώ Το ναι. Τους τα έχω πει, το 7 Έχουμε 19 Έχουν χάσει και 12 χρόνια Και 22 Από το 85 μέχρι το 2007 Είναι μαθηματικά και έρχονται τώρα και μου κουνιούνται και μου λένε Γαρποδίνη, ρε Μαλάκε, σα τα έχω πει. Εγώ εκδότη δεν είμαι, δεν έχω εκμεταλλευτεί κανέναν, δεν έχω δαγκώσει κανέναν. Με έχετε δαγκώσει, μου χρωστάτε, έχω κάνει αγωγέ και μιλάτε και από πάνω. Ράτε να μα το γαμάδιον. Μαλάκε, και έχετε κάνει κακό στο χώρο, γιατί με νοιάζει ο χώρο. Και οι φίλοι και οι παρέε, και το έχω πει σε κολλητού και κολλητέ και το ξέρουν. Αυτή τη στιγμή που θα το συνδυάσουν και καλύτερα βέβαια Λέλετε εδώ ρε θα γίνει κυψέλη εδώ Ότι φάσμα θέλει ο καθένα Θα το βρεις και εδώ και πληροφορίες και λοιπά Και να ας πω και το οικονομικό κομμάτι Στο ραδιόφωνο δεν έχουμε αγωνισμό Έχω τον άλλο τον τρελό Που έχει κάνει τη μυθοδίας στην παραγωγή Είναι top στο αντικείμενο του Top δεν υπάρχει ο πάνω στην Ελλάδα Και στην Ευρώπη Δεν υπάρχει Τώρα, βέβαια δεν υπάρχει εταιρεία. Αλλά το ταλέντο το έχει τη γνώση. Δηλαδή, εγώ αν δεν κάνω ραδιόφωνο θα ξεχάσω πώ γίνεται το ραδιόφωνο. Άρα, έχουμε ραδιόφωνο τηλεόραση, έχουμε πέντε εκδοτικού οίκου, έχουμε 10 περιοδικά στα μανταλάκια. Γνωρίζουμε σε όλη την Ελλάδα που έχει αρχαίε πέτρε κρυμμένε κατά χόρτα. Πάμε, γυρίζουμε βίντεο, τα κάνουμε animation και πουλάτε και DVD και μπλουζάκια και έτσι και αλλιώ. Το κάνει το Historical Channel και δεν το κάνουμε εμεί. Και ακόμα λένε ο ένας μαλάκα τον άλλον Και λένε και μενά Και πέφτω κάτω τα γέλια Πέφτω κάτω τα γέλια Αντί να είμαστε λοιπόν Historical Channel Και να επηρεάζουμε και να στέλνουμε στο εξωτερικό Και, να, και στους ξένους Αγγλόφωνο DVD Γαλλόφωνο, ό,τι θέλουμε Τρωγότουσα μεταξύ τους Και κάποιοι τον λένε και πράκτορα Μπορεί και να είναι Γιατί έκανε ζημιά και στο βωμό με τρει και κόσμο. <Τι> Πήγε να κάνει κόμμα. Αλλά τώρα είναι δυνατόν εγώ να μιλάω εδώ και να μάθετε αύριο τι σα θέλω για να, πάω να κάνω κόμμα. Πρέπει να είμαι ψυχασενή να μείνει στα καλά μου. Επειδή υπάρχει απήχηση στον κόσμο, να, να κάνω κόμμα. Πρέπει να είμαι ψυχασενή να πάω εκεί στην Εσοχή Καμπάλα να παρκάρω και να έρθει ο άλλο από μέσα Για να πει καλώ τον απολέοντα. Και σας διάβασα και αυτό πριν το 1981 και έρχονται το 2019 και μου κονιούνται «Ρε πηγαίνετε δει στο Γαμάδιο ή ελάτε εδώ να περάσουμε καλά παρέτσα, να κάνουμε πλάκα να πάμε καν μια και να πάμε να πιούμε για ένα τσίπουρο ούτε αυτό δεν μπορούν να κάνουν να, να μπαίνουν σε παρέες, σε χαλάν και τις παρέες ε όχι και όπου δεν μπορώ να επηρεάσω τι παρέ, γιατί με ακούνε κάποια φυλαράκια μου και ξέρουν τι εννοώ, αποχωρώ εγώ Λέω, α πάω εγώ τα σκοτειά μου. Εγώ την κρίση την γνώρισα από τον Αλμπέντου, δεν την ήξερα. Χρησιμοποιώ το όνομα επειδή ξέρει, δεν λέω λεπτομέρειε και είναι εδώ κάθε μέρα. Έψαξε μια βρύκια και μου λέει: «Κύριε Γιώργο, Σα θέλω για κάτι επαγγελματικό, άσχετο με τα ραδιόφωνα. Λέω: Μάλιστα, μπορώ. Μέχρι να κάτσει την καρέκλα που θέλει, μπορώ να σε βάλω να κάτσει. Τώρα τι θα κάνει από εκεί πέρα, δικό σου πρόβλημα και το συνεργατό σου. Και γιατί το κάνω γιατί είμαι ομαδικός Αφού με πλησιάζει θετικά Και εγώ έχω την πόρτα να σε πάω Θα σε πάω Εάν κερδίσεις εσύ θα κερδίσω κι εγώ Γιατί να σε ταγκώσω Και να το παίξω μάγκες να σου πω κάτι κυρά μου Λέψε μάταν Κρεις Και γίναμε φίλοι αλλά κερδισμένο είμαι Είναι φίλοι μου Με αγαπάει την αγαπάω Βγούμε να πούμε τα κρασιά μας Να χορέψουμε της γνώρισα την Τζάνη Την πήρε στο σπίτι την, Εκεί που έχει το εξοχικό τη. Κάνε διακοπές μαζί Έγινε φίλη και με μια άλλη Αυτά από το τσάτ Αυτό είναι το υγεία του τσάτ Και έχουν γίνει κολλητές Εγώ δεν συμμετέχω Χαίρομαι που έχουν γίνει κολλητές Άρα αυτό είναι το κοινωνικό κομμάτι Και τα λοιπά Λάπα τους βρίζω να τους ο λόγο ποιο είναι. Άρα, τι πουλάμε, Ελληνοκεντρικότητα εδώ και κοινωνικοποίηση και. έχουν γίνει φίλες Ρωτήστε τε. Ρωτήστε την Τζάνι. Γιατί η κρίση είναι ακροάτρια. Εδώ είναι. Ολοένωματα. Διάλεξα την υγιή πλευρά του χώρου. Αλλιώ θα ερχόμουν απέναντι Απ' την κοσμοθέαση μου. Μένα κοσμοθέαση μου να φτιγουστάρω. Τέλο. Δεν έχω πάρει ασπιρίνη. Δεν έχω ένα ένσημο στα τέτοια μου. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν μπήκα στη λούμπα του. Του ξέρω από πιτσυρική. Γι' αυτό τρελαίνομαι και ταχώνω σε φίλου και δεν έχουν καταλάβει. Του αγαπάω και του ταχώνω. Νομίζουν ότι του ταχώνω γιατί με είμαι... δύο τρόπο. Όχι. Το θέμα είναι να κουνηθεί το μυαλό του Αλνούα είναι και 150 χρονών. Θα έρθω ρε αγάπη μου αφού ξέρει, έχουμε φάει ζώρεια. Φέτο όμω άρθω. Τέλο Μαρία μου. Και κανόνε αύριο αύρωπα να μου σε έχουμε κανένα κενό, να πιείμε και να καφέ Λοιπόν αυτά είναι Και αντί να δουν τη σύνθεση διαλέξαν την αποσύνθεση Δεν θα πάρω με συγχωρείτε Μιλάω πέντε μέρες τώρα Πέντε μέρες Από χτες το, βράδυ μέχρι, από χτες το πρωί μέχρι τώρα μιλά μου έχω κοιμηθεί τρεις ώρες Πήρα τα βουνά ήμουν μες στον ήλιο με φίλους ήρθε και μια ένταση κάποια στιγμή λόγω του τράφικι εκεί και πρεσαριστήκαμε και λοιπά. Και περπάτημα και λοιπά. Είπαν τον καφέ μα και ήρθα εδώ καπάκι. Και μπορώ να μιλάω δύο εβδομάδε. Νίκο, μην ασόλεις, Είναι μαλάκε. Μη τους βάζεις επίθετα. Να του λε μαλάκε. Να του λες μαλάκε. άστα τα επίθετα. Γιατί λένε και για μένα. Μασόνο με λένε, πεντηκοστιανό, θα του σκίσω. Δεν ξέρουν τι ρόλο Δεν ξέρουν τι ρόλο Έχουν άγνοια κινδύνου, είναι Ειδικά ο Κασταμό, γιατί μίλησε υπονείμωση πια στο όνομά του, μου στο στόμα του. Η κομπλέξα του χώρου, έγινε εισαγγελέα του χώρου τη έρευνα. Ο Κασταμό, εισαγγελέα. Θεο Γιώργο, να ανεβάσω στην ανοπαία τραπώ αυτό. Ανεβάσαι τώρα, μαλάκια, να ανοίξουμε το παιχνίδι. Και πουλάει τρέλα τώρα, ο Κασταμό. Αν του ρίξω κανένα μα τον δώσει στην κυψέλη, θα σκουριάσει, ο Κασταμό, εισαγγελέα του χώρου τη έρευνα. Δηλαδή, έχουμε κάνει κακό όλοι στο χώρο, και αυτός προσπαθεί να μα μαζέψει. Ρε πούστη. είναι, και αργά τώρα και δεν έχει κλείσει η τουαλέτα. Δεν θυμάμαι τώρα γιατί έχω μια δυσκολία. είπε ο Κασταμό ότι έκανε ζημιά στο χώρο από τη δεκαετία του 90 με έναν άλλον που δεν μπορώ να πω το νομάτιο δεν το ξέρω και του λέει πες το ελεύθερα λέει, είναι ο Καρποδίνης. ο Κασταμό πού ήσουν αρε αγόρι μου το 85 στη σκέψη του πατέρα σου στην κοιλώτα της μάνα σου πού στο διάλογο σου να δεν σε ξέραμε μαλάκα που θα πιάσει το στόμα σου εμένα η μα μας παρακάλαγες εκεί με το χιονισμένο να μιλήσεις λίγο για να ανεβάσεις τίποτα στην ανωπέα τραπό και έβριζε το κοινό. Μαλάκα που έτσι και σε μηνύσω για τι μαλακές που λες θα και τη δουλειά σου και σε λυπάμαι. Μαλάκα για τη σεγιαλύπηση, έχεις ένα αγατομμύριο ψυχολογικά. Μαλάκα και εσύ και πολλοί άλλοι. που αυτά που διάβασα τα διάβασα επί της γιατί είναι κοινωνικού περιοχομένου σοβαρά έχουν, έχει φάει τη ζωή του ο κόσμος είτε στη μετανάστευση είτε εδώ είτε τους σκίσανε εδώ τα λαμόγια και εγώ με απόξω μαλάκα γιατί είμαι γάτος από τη φωγένος νέα για το λιμάνι και πιάνει το στόμα σου εμένα θα μείνει από δουλειά μαλάκα και θα βγεις στη ζητιανιά πρόσεξε δεν θέλω πολύ τρία τηλέφωνα να σηκώσω θα σε μαζεύουν δεν θα ξέρει από πού να Ηλίθιε που θα πει σε μένα όταν παίρνω από ερετικές εκκλησίες Βλάκα έχει και άγνοια κινδύνο Α σου κάνω αμήνυση, θα σου πάρω και δεν έχει ηλίθιε. Το αλλού του έχουμε κάνει αγωγή 15 και μα πήρε τηλέφωνο και προσκύνησε και λέει έλα γάτου λέει κάνω μια εκπομπή. Είναι μαλάκες ρε εγώ παθείς. δεν βλέπουν τη μύτη τους. Αφού θέλω να πω τα αγωστικά, όταν ξυπνάω το πρωί πριν φτιάξω καφέ βλέπω 5 χρόνια μπροστά. Να είμαι 40 γιατί αυτό διάβασα αυτά που διάβασα. Το 81 ήταν όταν ήρθε ο χουντίνη και έρχομαι τώρα και λένε τι τρέχει, τι τραχή ξέρω εγώ πήγεται να βρείτε το Τσίπρα να σα τα πει. Αλλά μην έχετε για ένα σπίτι, ας το πάρει αυτό. Money, purchase... Τον λυπάμαι ρε κρίσ, Είναι μικρός, είναι μπλάκας. Και ξέρει για τον βρίζω. Μπας και γίνει καλύτερος. Να τον στην παραλία κάτω για τον δουνε να τον πετάξουν στα θάλασσα που, είναι, που κυκλοφορεί αυτός ο Μαλάκας. ξέρει μέσα τα κυκλωδόματα Μαρία τα ξέρει, μέσα τα κάγκελα του Ολπ, είναι άλλο κράτο. Το είχα πει και στον κολλητό μου, το μυθοδια, που το ξέρα την πρώτη γυμνασία ο Λομαλάκας και κατέβη στον Πυρία, θα σε πετάξουν θάλασσα γιατί από μέσα τα κυκλειδόματα είναι άλλο κράτος πέφτει ο καταπέλτισος σαν τα βαναπόριακη Είναι οι λίθοι, έχουν άγνοια κινδύνου Μαρία. και εσύ τα ξέρεις γι' αυτό είπα έχω μάρτυρας Να βγαίνει και σα προσβάλλει, μπείτε στο κανάλι του που βγαίνει το Σάββατο και ρίχτε τα. Και πέτσε, Για δεν παίρνει τον καρποδιν τηλέφωνο που είσαι άντρα να του τα πει στον αέρα. Τον βγάλω στον αέρα εγώ. Τη Λούγκρα. Στον αέρα τον βγάλω. Όποιον θέλει. Όποιον θέλει. Όπου πήγε, τον πετάξαν έξω. Το τρίτο μάτι από του χρήστε με τον Χρήστο. Ο τίτλο ήταν δικό μου και του μάνο. Του, του μυθοδία. Από τον Αλμπέντο, καλά εδώ δεν έχει πατήσει. Από το τσουμπόξ, τον Άνθε Τζουμπόξ βρει τον Παντίδη Λάει, θα πάει να κάνει μάγκα στο κέψι και ο άλλος θα χάσει τη δουλειά του ή θα πληρώνει. Ποιο ήξερε μάγκα. Από πότε. Μαγκέψαν όλοι. Και μου και ο Κωσταμό τώρα, μου όλοι οι και ο Σαμό. Επόμενο μιζότητα με κνεύρισμα είμαι με μια χαρά Εγώ δεν έκανα τυχαία τη σημερινή εκπομπή Και αν δεν μπορώ Σαν ολοκλήρωση αυτά που θέλω Γιατί έχουν και λεπτομέρειες, ωραίες χαβάλες Άδικες και ωραίες και λοιπά Το κάνω άλλη μέρα Αλλά αυτό που είπα τώρα πριν με τα κτίρια και, λοιπά και λοιπά Είναι μαθηματικός τύπος και είναι πάρα πολύ σοβαρά Τρώγονται μετάξυ τους, πουλάνε τρελά Και έρχονται και λένε εμένα ξέρει κάτι Τι να ξέρουμε Couldn't wait to love me used to hate to leave me now after loving me let it now. When it's good for you, babe you're feeling all right. Well you're just It used to be so natural. To talk about... Εγώ δεν μιλάω για τα μασονικά τάσο. Εγώ μιλάω ότι είπε ότι τα παίρνω από την Εκκλησία. Θα τον ασκήσω όπω είναι στα δύο. Έχουνε ξεσαλώσει, λένε ότι θέλουν, έτσι και άνοιξω το στόμα μου δεν έχουνε τρύπα να κρυφτούνε Γιατί είναι, λέει, γελε... e... πώς να το πω, να πούμε, θρασίδιλη so Μα το θέμα είναι εγώ μου δεν είναι να τρέχουμε τώρα νομικά ένας τον άλλον Το θέμα είναι ότι δείχνεις πόσο μαλάκα είσαι και το καραγκιώσει δεν είναι Υπάρχει δεδικασμένο Δεν είναι ύβρις Είναι από το θέατρο σχεών Άρα είναι καραγκιώζητες Και βρίσκουμε και τον καραγκιώζης τώρα Τίπλια με αυτούς Λοιπόν δεν θα λύσω εγώ τα ψυχολογικά Κανενός Το κατάλαβα τα σουλία απλά Και εγώ συμπληρώνω για να είναι καταγεγραμμένα Λοιπόν κανενός τα ψυχολογικά Άλλο Συμμετέχω το κάνω στους φίλους μου Συζητάμε. Δεν κάνω πονηρό. με Βρίζουνε. Δεν πειράζει. Δεν πάει ξύγιμε. Και άλλο να βουλάνε τρελά. Και είναι πονηρή και είναι η αρχηγή του χώρου και λοιπά. Αρχηγή του χώρου εντάξει. Το παίζουν και οι εισαγγελεί τώρα. Ποιο μίλησε. Τι είπε. Τι ώρα ξυπνάει. Τι ώρα κοιμάται. Που χαίζει. Που αυτό. Που εκείνο. Πάμε καλά. Μου φαίνεται. Έχουμε ξεφύγει. Βρει τον παντίδη. Βρει το ένα, βρει τον άλλο, κανείς δεν ξέρει τίποτα. Έκλεισε φυγό και το δεν ξέρει που να πάει. Έχει άδεια ρεμάγκα αφού είσαι τα γονέα, φτιάξει ένα γαμημένο ραδιόφωνο και ένα κανάλι εκεί και μιλά μόνο. Να πάθει δεζάβου. Τι ασχολείσαι με εμά, αφού είμαστε κουρούμπελα, εμεί το κατάλαβα να πούμε. Λοιπόν, έχαμε μείνει στον 90. Όπου έχει ξεκινήσει να γίνονται αυτά, γι' αυτό πήγαμε τώρα στο 2007 και στο 10 κλείσαν όλοι, μετά από 25 χρόνια και με ρωτάνε εμένα, ακόμα και τώρα που μιλάμε, αν υπάρχουν ανεξήγητα. Βεβαίω και υπάρχουν. Να πολλαπλασιάζει το κοινό στην Ελλάδα, να είναι σε μαθηματικό τύπο, από τον πιο αδαή που γουστάρει να ψαχτεί, μέχρι τον πιο που ξέρει περισσότερα, ενάμιση με 2 εκατομμυρία αυτές είναι οι μέτρησεις από τηλωράς, στρατιόφωνα, τυράς, περιοδικών και λοιπά και αυτοί κλείσανε δηλαδή έχουν πελατολόγιο και κλείσανε αυτό είναι το ανεξήγητο δηλαδή είναι σαν να έχεις ένα φούρνο σε όλο το Παγκράτη να έρχονται όλο το Παγκράτη από εκεί και εσύ να κλείσεις άρα είσαι μάλακα. τέλος μαθηματικά είναι αυτά έχει δύο εκατομμύρια κοινό και κλεινεί. Άρα είσαι μαλάκα. Οπότε, ό,τι άλλο και να λε, σε συνοδεύει, ότι σε βλάξει. Πού είναι. Mm. Το πάμε. Το 7, τι του είπα. Το κτίριο. Και πήγαμε, δείρουνε. Έχουμε 19. Εγώ θα κάνω μόνο μου αυτά. Σκάσανε και μερικοί φίλοι που δεν του ξέρω. Και λένε με το που τελειώσουμε τις εκλογές τώρα γιατί η Skype Πάσχα μετά εκλογές θα πέσει μια ε, παύση όχι στον Αλμπέντο, στο σύστημα. Λοιπόν, μπορούν να βοηθήσουν να στηθεί ένα στούντιο τηλεοπτικό και λοιπά δεν είναι μεγάλα τα κόστη. Και μπορεί να κάνουμε εκπομπέ μπορούμε να... Τις δίνομαι για περιφερειακά κανάλια και λοιπά Το ξέρω το έργο από μέσα, από έξω, από πάνω, από κάτω, παντού Δεν θέλω να αγχώνομαι και αυτό που γίνεται Μπορώ να δουλεύω 24 ώρες Αλλά θέλω να το απολαμβάνω Και δεν είναι το οικονομικό του πράγματος Είναι το αποτέλεσμα Λοιπόν, αυτό που με αφορά εμένα Το αποτέλεσμα λέγεται Αλμπεντό Και κάνουμε το σταυρό μας Δόξα στον Θεό Νομαστε γαλά, υγιείς και όρθιοι και ήδη ετοιμάζω το πλάνο του Σεπτεμβρίου. Ήδη γιατί βλέπω 6 μήνες. Σεπτέμβριο είναι αύριο. Έρχεται το τρίμηνο του Μαρτίου, το Πάσχα του Απριλίου. Ανοίγει ο καιρό, Μάιο, Ιούνιο. Κουκουρούκου. Έχει εκλογές. Και μετά ο κόσμος θα πάει να κάνει το πανάκι του. Άρα το παιχνίδι πρέπει να το πάμε όσο πάει και μετά να το φέρουμε... Καινούριο, φρέσκο, πιο δυνατό Πιο οργανωμένο το Σεπτέμβριο Εγώ λοιπόν αυτή τη στιγμή Ασχολούμαι για το Σεπτέμβριο Και στηρίζω και τους φίλους Που έρχονται εδώ Του Κοντογιάννη, τον Α, το Β Τον Ο... Ιαμαντάρα Τη βιβλιογραφία του στο Γεωργείο Πάτε βιβλία των ερευνητών Μισή δεκάρα στο PayPal Έχουμε ανεξαρτησία Λέμε αυτά που λέμε εμένα δεν μου κουνιέται κανείς Ας έρθουν να με κοντράρουν Δεν μπορούν Δεν έχουν ρεπερτόριο να με κοντράρουν Με την έννοια κάνουμε διάλογο Ό,τι ήταν να πούμε το είπαμε 30 χρόνια Τώρα δεν κάνω διάλογο εγώ Με αυτούς τέλος Σπίτι τους όλοι Ή να βγουν έξω Να μας πούνε να μας δείξουν αξία τους Μα την έχουν δείξει Τους ξέρει όλος ο κόσμος. Όπως ξέρουμε και εμένα. Απλά εγώ σήμερα είπα μερικά πράγματα τα οποία απ' τη μία δεν είναι γνώστα τι πρώτες πάθειες έχουν γίνει και απ' την άλλη ξέρουν τον τρόπο που σκέπτομαι. Και μπορεί κάποιοι να παρεμηνύσουν και να λένε όλοι αυτοί λένε για τον Καρποδίνη είναι λάθος. Κρίνετε το εσείς. Εγώ λέω ονόματα και όχι ονόματα είναι, να πω α, ο τάδε δεν είναι σωστό. Με προτάσεις που γινάνε και τι δαγκωματίες πέσανε, είτε πρακτικές, είτε ψυχολογικές, είτε το είχαν ως προοπτική και δεν τους βγήκε. Λοιπόν, προς κατευθύνσεις πάει αυτό, γιατί στους χίλιους οι 900 είναι ακροατέ και αλεγατό είναι μπανιστητζίδες. Καταγράφουνε τη λέω «Καρβόπιντης, τώρα, εντάξει, αν εγώ ασολιόμουν με αυτούς, δεν έπρεπε να έχω βγει μπροστά από τότε, γιατί παραλαμβάνω κάνω το χόμπι μου, γιατί αν δεν κάνω το χόμπι μου, τι κάνω, είναι η ερώτηση». σε λίγο η ώρα και πίσω την μπαρλά κάποιο μου είχε στείλει στο πριπέ ένα τηλέφωνο θέλει να τον πάρω να βγει στον αέρα ή θέλει να τον πάρω κάποια άλλη στιγμή να μιλήσουμε σε προσωπικό επίπεδο αυτό να μου διευκρινίσει. Ωραία, είμαι στον αέρα τώρα, 2-5, ξέρω την άπομο. Το έχουμε κάνει καφενείο, ολιστή μιλάμε μισή ώρα και έχω πει τότε κάτι κάτω. Που να αρχίσω, πρέπει μου λένε κάτι φίλοι, κατ Γράφτα να μείνω, και μάλλον πρέπει τελικά να το κάνω. Έχω ουδέτερη ματιά, εγώ δεν παρασυρώμαι. Και θα το κάνω γιατί δεν κάνω κριτική στα πρόσωπα κάνω κριτική στα γεγονότα <braid stuff> Έλα Νίκο μου Τι έπαθες αγόρι μου Είναι μια και τέταρτο Να Νίκο μου θα πάω στους ελφούς στο τρίποδα λίγο ακόμα έτσι γιατί πάρα πολύ κόσμος, ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητοί φίλοι όντως και ξέρω δεν κάνω πλάκα εγώ και για έναν κάθομαι και κάνω εμπομπή ένα ένας να μου ζητήσει μια επανάληψη κάθομαι γιατί βάζω και αγχώνομαι να μπει στην ώρα τη κλπ. γιατί γουστάρω να ικανοποιηθεί ο φίλος που στείνεται και μα ακούει ότι εδώ δεν είναι FM εδώ για να μπει να ακούσει ο άλλος τον όποιον από εμάς Θυμάται την ώρα, ανοίγει το PC του Πάει στη σελίδα Στείνεται για μας Και αυτό εγώ το σεβούμαι Τι λέει ο Γιουργάρας από το Κοντόκαλ <laughs> Να κάνει ένα break λέει, Τρία λεπτά για μην χάσει τις ειδήσεις Να κάνει ένα μπάνιο για να πάει Αύριο στη δουλειά, μην πάει απλήτως Αγόρι μου, για πάτη σου Θα κάνω τρία λεπτά break, να πάω κι εγώ Μην πάθω κανένα μπροστά τι, έχω τρελαθεί, δεν γίνονται αυτά Ροκές και τέτοια δεν έχω όρεξη να βάλω τώρα Είμαι και κουρασμένος Και η σοφ μουσική μας αλαρώνει για να μπορώ να μιλάω Την έχω ως διαλυματάκη από κάτω Αυτό φρικοί σύννοι Περχίζει να μιλάω Στηλό καλησπέρα στην Αγγλία, στην Ουαλία Στο Μάικ, στο φίλο μας, το καινούριο Δεν το ξέρουμε, ελπίζουμε το καλοκαίρι, να το γνωρίσουμε Τον Παναγιώτη, τον Μπένο Και στην παρέα του εκεί που μας ακούνε Στο New Castle Ευχαριστώ για την παράσταση του Και αυτά που είπαμε και off Αέρα θα... Εγώ εδώ είμαι να ξέρεις Και μπορείς να κατευθύνεις εσύ τα πράγματα Με τη δική σου πτική Παναγιώτη μου είδες ότι δύο τηλέφωνα πέσανε για δύο παράκλησει με την Καλή Ενέα τον Νίκο εδώ και πάρα πολύ καιρό και από άλλους και την Κυριακή θα είναι εδώ και να τον τιμήσουμε εγώ είμαι κομπλεξικός, το έχω ξαναπεί είμαι υποχρεωμένος να έχω γεράσει και να λέω αυτές τις κουταμάρες να πούμε για να διευθυνίζουμε το, το, το αυτονόητο θα είναι εδώ ο Λευθέρης ο Αργυρόπουλος όπου θα πούμε στην αρχή τα γεια σου αγοράκι μου κλπ και μετά Κρύφτε τα λάδια και τα τηγάνια, θα μα κάψει το μυαλό ο στην Κυριακή. Σεκούρο. Εδώ στον Αλβετό 14 γίνονται αυτά. Ε... Τι λέει. Άμα κατάλαβα λίγο τι έγινε, ένε καυξημένη στα λάδια. στο καζάνι με το 24. Πολύ ακόριστο. Έγινε αστερίξ. Και εγώ τώρα θα κλάψω. Διότι θα μείνω χωρίς το βιβλίο Θα στο φτιάξω εγώ το βιβλίο Μην άγγονες Έχει μου εμπιστοσύνη και εσύ και οι φίλοι Με εκθέτουνε Με τις μαλακίες τους Αλλά να ξέρεις και οι υπόλοιποι που άκουνε Δεν εκτίθεμε εύκολα εγώ Το σώζω Σιγά τα βγάτε τώρα Θα το φτιάξουμε Be <laughs> Οντισσέα Ποια τέλει oh, oh, oh. Δεν πλήρωσα τέλει Με σαν φίλοι του Διάφοροι με πήρε και ο ίδιος Τον πήρα εγώ Και του λέω Έλα από εδώ και θέματα Έλα από εδώ Αφού η παρέα είναι εδώ Και την Κυριακή θα είναι εδώ εγώ αποδεικνύω με πράξεις τη μαλακία που με δέρνει. Δεν πουλάω τρελά. Εγώ μία... Ήμουνα και ξενύχτης, μία Κυριακή χάλασα τη μέρα μου, το χάλασα εντός εισαγωικών, για να πάω το Γιώργο από τη λίμνα, με παρεκάλεσε, μου πήγαινε με εκεί πάνω στο γούνωρο Γιώργο, θέλω να πάω, οι δυο μα, Προχωρά. Λίγαμε μετά κάτσαμε για καφέ Και λοιπά Δηλαδή τότε γιατί βγαίνουμε και μιλάμε Για να πουλάμε τρελά Δεν πρέπει να κάνουμε και την ουσία Δεν πρέπει να πάει εκεί να δει αυτό Ή να πάει μια βολτίτσα να δούμε εκείνο ή το άλλο ε, Μα ακούνε εδώ οι φίλοι είναι μέσα παρέας μου Και ξέρουν Το γουστάρω και εγώ Γι' αυτό άμα δεν γουστάρω Δεν μπορώ να κάνω ούτε εκπομπή Γιατί κάνουμε και την πλακίτσα Λέμε τα κοινωνικοπολιτικά Λέμε διάφορα και μετά λέει Υπότιτλοι η τώρα Το θέμα τι σήμερα, λέει, τον ελίτη. Προχώρα. Με πήρε πριν μου τα ό,τι Le pongo de picar por me escriba la letra κιόλας Έχω πάει, κάνω χρονικές μεταπτώσεις και έχω λόγους γιατί είπα τι γινόταν έξω που είδα, τι έκανα εγώ εδώ, πως αντιμετώπισε το Υπουργείο της Καταστάσης. Ήταν οι Πασοκάρες τότε εκεί και όλα αυτά που ξέρουμε όλοι έστω και εκ των υστέρων. Πήγαμε στο 90, ανοίξαν τα γανάλια... Μιλάνε για την ελληνική γλώσσα και ότι βάλεται και προσβάλλεται εδώ και 30 χρόνια και τώρα λένε αχ που λύθηκε η Μακεδονία. Αλλά το ψηφίσανε για μπάσχε του σε κόβε τον έμφυα και τελικά του έκόψε τον κόλλο. Σπάγανε την Αθήνα για 30% αύξηση την εποχή την καλή και τώρα η Ελλάδα ξεπουλιέται και δεν κουνιέται κανεί. Τα σκυλάδικα είναι τίγκαινα, ξέρετε. Mm. Και δεν έχω τίποτα με τα σκυλάδικα εγώ. Mm. Όσο αντίληψη το θέτω. Και αυτό που μετραεί στο τέλος Είναι ότι εγώ δεν υπήρξα διευθυντής, αρθρογράφος, εκδότης, περιοδικού, τίποτα Έχω στηρίξει και ελάχιστη με έχουν στηρίξει κριτικά με αυτούς που έχω στηρίξει εγώ Ή πρόσωπα, ή καταστάσεις για να πάμε ένα βήμα παρακάτω Και τώρα αν τα κάνω Μόνο εγώ να κάνω diaphrodica. De La route chante. Quand je m'en vais, je fais trois pas. La route se tait. Και γι' αυτό είπαμε, το ξαναλέμε, το έχετε ακούσει εδώ τα βράδια, τελευταία από το Δεκέμβριο. Θα στηρίξουμε, το κάνουμε ήδη δηλαδή, τον Παντελή, και αυτό μα στηρίζει με την παρουσία του εδώ. Έχει ρεκόρ αγραμματικότητο. 35.000 χτυπήματα, κατά μέσο Σε. Ε, στην του. Λοιπόν, είπαμε να συνεργαστούμε. Θα βγει το περιοδικό, έχει καθυστερήσει για άλλου λόγου. Υπάρχει ο Βασίλη, τον στηρίζουμε. όπως μπορούμε, το Πάντιδη Μα αφιέρωσε 3 ώρες την περασμένη εβδομάδα, θα πάμε και απάνω κάποια στιγμή ζωντανά, να δούμε και φίλους και παρέες εκεί πάνω. Αυτό είναι το επικοινωνιακό κομμάτι που να μου αρέσει. Στην Κύπρο πήγαμε, είδαμε 20 στη μια μέρα, 20 την άλλη 40-50 όπως ήταν, οι 10 γνωριζόντουσαν γιατί είναι φίλοι, παρέες τους και λοιπά. Οι άλλοι γνωριζόντουσαν και αλλάξαν τηλέφωνα να γνωρίζονται μετάξυ του να ξέρουν ποιοι είναι και πολλοί μένανε στην ίδια πόλη. Και λέμε δεν είναι Αθήνα Ούτε το παραλίμνη είναι Αθήνα Καλησπέρα στον Νικόλα αγοράκι μου Στο παραλίμνη Μου στέλνει φωτογραφίες Στο μεσάτζερ Καλησπέρα αδερφέ Να μιλήσουμε Λοιπόν Θέλω να πω Αυτό είναι και το θέμα Γιατί πάνε να μα απομονώσουν Για να μας ισοπεδώσουν Όχι εμάς Ή όχι εμένα η όχι εσάς ή κάποιο από εσά δεν έχει σημασία. Όμοιρο, παπά το πρωί να συμπλογήσει. Κύριε Λέισον, αγόρι μου. <laughs> Καλό βράδυ. Που θα πάει τώρα, δεν θα πάρα πολύ, αλλά το point τη σημερινή βραδιά να κρατήσουμε είναι το 84, 85 υπουργεία πολιτισμού και λοιπά νοοτροπίε τη εποχή. 88, 89 Τζερόν Μογκρούβι. Μα είπε ο άλλο με το μακριμανίκι. Με το Πέραστε έξω γιατί λέγαμε ελληνοκεντρικά Το 88 τώρα αγαπητοί φίλοι 89 Ο Αρκουδέας κυνήγαγε την ελεύθερη ραδιοφωνία τηλεόραση Διοικητής της ασφάλειας είπε Πασόκ Τώρα το παίζουν οι δημοκράτες Κυνήγαγαν την ελεύθερη ραδιοφωνία τηλεόραση Δεν ξεχνάμε αυτά Ανοίξαν τα κανάλια Έγινε ό,τι έγινε Εγώ είχα στατήγη Το πλοκάμι ο ένας εδώ, άλλος εκεί, ο άλλος εκεί, ο άλλος εκεί έφερε αποτέλεσμα κουνηθήκαν νερά βγήκανε διάφοροι, πάνε από το ένα άκρο στο άλλο, στα κανάλια, είναι κακό η Κρυσάρα δουλεύει μόνη τη. η διαχρονία είναι η πιστοποίηση του καθενό. λοιπόν αυτή είναι η διαχρονία μου έδωσε ιδέα τώρα, ποιο μου το γράψε πριν Θα βρω κάποιο τέχος που έχω στο αρχείο μου Θα το βγάλω εφαρτή πίεση το κάνω ηλεκτρονική μορφή το περάσω στι κάκι και θα το μοιράσουμε Εννοείται κρυσμού Δεν είπαμε ότι είμαστε όλοι στο α Δηλαδή στο 9,5. Άλλως είναι στο 5, στο 3, στο... Δεν μα νοιάζει Να μην τρογόμαστε είναι το ζητούμενο Εκεί καλά στο έργο, στη Φαγόμάρα Πουθενά αλλού Εγώ όσο με παίρνει Επίλις γουστάρα έχω και Άνεση χρονού Και έχω και μία Στρατηγική Και θέλω να ευχαριστήσω Ο και τον Ατρέα γιατί είναι Μεσαγειακό, είναι άνθρωπος τηλεόραση Το γνωρίζει Παρότι είναι στη Λάρισα, είναι εδώ από την Αθήνα Πειρ' αδεθμάμαι Μου λέω όταν η τηλεόραση Μπορώ να βοηθήσω αυτό είναι. Διαφημίσει θα βάλουμε. Θα καλύψω εγώ κάποιε θέματα που θέλω. Τυπικά από εβδομάδα πια. Φύγαν οι γιορτέ και δεν, μας, δεν κάνω ούτε παρανομίες ούτε παρατυπίες Γιατί θα ψάχνω να βρουν ευχαίρεια να βρουν όπελα εδώ. Το ξέρω το έργο πριν το σκεφτούν. Λοιπόν, γι' αυτό πάω λαού-λαού. Δεν βιάζομαι. Έχω πρόβλημα Απολαμβάνω αυτό που κάνω Αντιλαμβάνομαι ότι όλοι που και εσείς Οπότε είμαστε μια χαρούλα Μουσικούλες Μαθαίνουμε Ακούμε Συζητάμε Και όποιοι κολλάνε τα τους πίνουν και Για να κάφε και Για να κράσει Τόσο απλά Τι είπε ο Ιωάννη τώρα. Λίγο 89 στη γιορτή του ισχρονιά στο Τζερόνιμο οφελόσε τη σαμπάνια έσκα στο μέτωπο μου. Εσύ τον έχει το φελόρα και εμεί λέγαμε ότι τον έχει τζούλια ρε. Έσυ λαθί βραδιάτικα. Λοιπόν στο έθριολε τώρα στο Μαρούσιε. Ποοτή μα είπε τώρα ρε, αγόρι μου να πούμε. Ακού τι είπε το άτομο τώρα. Το 89 ήταν στο Τζερόν, πόσο χρονό έσονα το 89, ρε, μου, για να καταλάβουμε τώρα πού ζούμε, ε, Γιάννη μου, να καταλάβουμε πού ζούμε. Ψάχνουμε το φελό στη Τζούλια, το πρόσφατο και εσύ τον έχεις φάει στο κεφάλαιο το 89, τρελαθούμε τελείως. Μπορείς να ήταν απόκριες και είχε δυθεί Τζούλια. Και έχουμε μπερδευτεί όλοι εδώ χάμο, γιατί τώρα πλέον είναι ο, α, ο γονέας Α, ο γονέας Β, ο γονέας Γ. Για να ακούσουμε αυτό το κομμάτι που είναι πάρα πολύ καλό Οπ, ο Αφιερώμανος τον Γιάννη Που τότε ήταν 18 Μπράβο ο Γιάννη με συγκίνησε σωρά Ακόμα μέσα Έχει πάει ώρα δύο παρά Ώρα Ελλάδος Τι θα γίνει παιδιά να πούμε Από όλοις Μαϊτό κατευθείαν το πρωί Λοιπόν είμαστε Απί του 14.00 να μην ξεχάσω να πω Αύριο Δευτέρα είναι καθαρά Δευτέρα το βράδυ, από ό,τι ξέρω, κατά πάσα πιθανότητα, η Μαρία θα κάνει την εκπομπή τη 8 η ώρα, όπως και η Νάντι στις 10, εδώ στον albedo14.com. Ε, τρίτη θα είναι ο παντέλη στις 9, εδώ πέρα, για ό,τι έχω πει μέχρι τώρα μπορείτε να ρωτήσετε τον Παντελή... Μπορείτε να ρωτήσετε τη Τζάνι, μπορείτε να ρωτήσετε την Άντι, για ό,τι έχω πει μέχρι τώρα που ανέφερα. Για να τα έχουμε πει να είναι καταγεγραμμένα και θα κάνουμε και δεύτερο μέρος. Θα πούμε και τα χαλαρά με βλάση, με την εκδήλωση, την τεράστια που κάναμε στο Θεάτρο Αθηνά το 5, 21 Μαρτίου. Ήρθαν όλοι εκεί ενώ δεν μιλάνε μεταξύ τους Προσέξτε τώρα Μια και το θυμήθηκα αυτό να το πω Ενώ δεν μιλάνε μεταξύ τους Όλο το φάσμα Από την ομάδα του Παντελία Από Θεσσαλονίκη Από Γούντι, από Σαραγά Από Ποδότα, από γιοργάνα Από Τσακαλία Ήταν όλος ο κόσμο, κάτω έκλωγε ο κόσμο. Μου πάνε Από τη συγκίνηση που ήταν όλοι εκεί Και λοιπά Παρουσίασε ο Ζουγάν να τον το ξανακάνανε μπάχαλο. 2.000 χιλιάδες ήταν από κάτω. 21 Μαρτίου, 2005. Και υπάρχει ασχετικό αφιέρωμα στο στρέιν τη εποχής, σε δύο δόσεις, όπου είχε μέσα ένα αφιέρωμα για όλους τους ερευνητές. Λοιπόν, αυτά είναι τα ωραία. Και δεν βγαίνει αποτέλεσμα, γιατί ο Καθήνας έχει δει καουμπόης μοναχικός καβαλάρης. Δεν είναι τη ομαδικότητας. Λυπάμαι. Και ευχαριστώ πολύ του φίλους, κάποιους ή τον Ατρέα, δεν το ξέρω καν, ούτε στη φάτσα. Και κάποιους άλλου που ξέρουνε διάφορα, α, να ακούσεις, καλά, από μερικά τώρα, εντάξει. Λοιπόν, ε... Δεν είναι ομαδική και δεν είναι τη συνθέσεως, είναι τις αποσυνθέσεως. Λοιπόν, με ρωτάνε για τον Πάλμο κάποια πράγματα. Είναι ισορρεμένο ο Γιώργο Άραστορα. Έχα mm. πολύ καλέ σχέσει με τον Γιώργο. Πάρα πολύ καλέ. Mm. Έχω βγάλει και στο κανάλι ένα. Έχω και κασέτε. Μπορώ κάποιε φορέ να βάλω να τι ακούσουμε. Mm. Και έχουμε φάει μαζί και στο σπίτι του εδώ. Και συνητέα κλπ. κλπ. κλπ. κλπ. Επειδή εγώ δεν είμαι εισαγγελέας του χώρου, εγώ καταγράφω γεγονότα τα οποία συμμετείχα ή έζησα ο ίδιος, όχι μου είπανε και ξέρεις κάτι λένε για σένα, άκουσα, είδα, εγώ είμαι παρόν, συζητάω με τον Πάλμο ή με τον Αργυρόπουλο ή με τον Ποδόταλ, εγώ μπροστά, μου είπανε άκουσα ίσως διότι επειδή δεν το γνωρίζω. Ο Γιώργος, ενώ είχε γνώσεις, ήτανε για αυτός της ατομικής αντίληψη και ήθελε να παίζει μπάλα μόνος του. Έχουμε βγει σε κανάλια παρέα. Έγανε τη Μούρη και μέχρι εκεί δεν λειτουργούσε συνεργατικά. Τουλάχιστον με το αντιληπτικό μοντέλο που έχω εγώ, το οποίο το έχω αποδείξει ή έχει αποδειχθεί τελικώς και, και δεν έκανε παρέα με κανέναν. Αυτοί που είναι εδώ γνωρίζονται μετάξυ τους το, <και> οι 9 στους 10 και, και είναι και φίλοι δηλαδή ο Μαντάρας, ο Γιάννης, Pascal, η Τζάνι ή ο με το Ψή με τον το Ωμέγα το το και από κοινού και με μενά εννοείται οπότε πρέπει να λειτουργούμε σαν παρέα και μετά ο καθένας έχει την κλάση του και το αντικειμενό του και μας λέει αυτά που ξέρει λοιπόν επειδή θέλω να πω πολλά για τον Γιώργο, γιατί στεναχωρήθηκα γιατί έφυγε νωρί και έφυγε από Χαζόμαρα Όπω και ο Βλάση έφυγε από Γαζομάρα, τελευταία φορά που τον είδα και θεώρησα ότι ήταν καλά, ήταν στην κηδεία του Παύλου του Γκοτούρη του έτερου εκ των οκτωτών του Τρίτου Ματιού. Το οποίο σημαίνει ότι πουλάει 25.000 φυλάκια, θα πουλάει 2-3 maximum. Στο πρώτο που τα αφήσα στην κηδεία του Είμαι δέντρο γιατί ήταν Άνοιξου χοντρή; Δηλαδή είχε αρχίσει να πιάνει ζέστη Δεν θυμάμαι Μάιο Ήταν θυμάμαι ε... Υπήρχε ο Αλμπέντο Άρα πρέπει να ήταν Είναι δύο χρόνια τώρα αυτή η υπόθεση Δυόμιση πόσο Άντε τρία Και είμαι κατά από ένα δέντρο Με το γούδι έχει έρθει με μια μηχανή και λέει να βγάλω φωτογραφίες Ρίσου Γιώργο τι φωτογραφίες να βγάλει Στην κηδεία είμαστε Λέει να φωτογραφίες να τις ανεβάσω Βγάλε Εκεί Μου τι είναι Λέω τι είπα φίλος είναι Βγάλε κανένα φωτογραφία Δεν τον ξανά εκ τότε Στη δεκαετία του 2000, κανένα παρέα σου. πάει σπίτι του, στην Ιταία στην μεταμόρφω... όχι, στη μεταμόρφωση, στα Μελίσια κλπ, κλπ. Λοιπόν, μέχρι εκεί. Άλλο φορεμένο, πολύ καλό αυτό που έκανε, ενώ ήταν υπο... ελεύθερο ερευνητή, υποπλήρχο του εμπορικού ναυτικού, ο Κεραμιδάς ο οποίο μαζί με το φουράκι ανάλογα την περίπτωση. Τη συγκυρία και την περίοδο, την άξαν την μπάγκα στον αέρα με την έννοια κουτιάναν όλον τον κόσμο με του έψιλον. Να πουλάνε κανένα βιβλίο, ξέρω εγώ τι κτλ. Έχουν γίνει μερικέ πατατιέ που δεν θα έπρεπε να έχουν γίνει. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν θα κρίνω καν σε προσωπικό επίπεδο. Εγώ κοιτάω το ομαδικό του πράγματο και αν μπορεί αυτό να συνλειτουργήσει. Δεν μπορεί σταματάω και θα μπούσα άλλο για τον καθένα ναι, και να θάβω και αυτός τεράστιος ο τέλειος ο άλλος έλα μου όχι ότι έχω σε Όχι είναι ελεγχόμενο άτομο Από μένα τουλάχιστον Κρίς Μην ανίσχυσεις Ας το ελέγχω εγώ αυτό για να κάνω αυτήν την κίνηση το Δεν είναι από κακιά είναι από κουταμάρα η... η στραβή που είχε γίνει Και Το είχα πάρει πατριωτικά εγώ Μου γράφουν εδώ ότι ο Πάλμος για το Λιαντίνι ότι ζει αν ξέρω κάτι Όχι δεν ξέρω κάτι Και ξέρω ότι ζουν και οι δύο αυτή τη στιγμή Έλεγε πολλά Φαμφαρίστηκα Εκεί χάλαγε τη ζημιά Δεν ήταν κακός ω άτομο Και γάτα ήταν Ήταν παλιός διαφημιστής Ήταν στην πιάτσα άτομο της πιάτσας Γάτα Έκανε ζημιά και έκανε και στραβή Στη γυναίκα του Κιόλβα Λοιπόν δεν θέλω να πω Αλλά τώρα είναι δεν, δεν πρέπει μάλλον Δηλαδή με αυτή την εννοία το λέω Δεν κερδίζει κάτι κάνει από εμάς Ούτε εγώ ούτε εσείς να καλά που είναι όλοι αυτοί Κεραμιδάς, ο Πάλμος, ο Φουράκης Ο Κατερινίδης Ο Γιουργανάς Ο τεράστιος Ποιον άλλον τώρα δεν θυμάμαι Το χοντρικό που ήθελα να πω Σαν τάξη των πραγμάτων ήταν αυτό Από εκεί πέρα σε επόμενη αφιερωματική έτσι που θα την κάνω Θα πω έτσι πίσω τη Από εδώ, από εκεί κτλ. Για να δείτε πως ταξίδευε η ιστορία Μπορούσε να είναι Σε επίπεδα όπως είπα ιστορικά Channel Και τελικά Έλα μωρέ που έζι ο Βέμπος Είναι και συγκατοικός μου κρίση Θα έρθει Είναι χαλαροίτα ο, ο Θανάσης Λοιπόν Άλλη τεράστια προσωπικότητα Πολυγραφότατος Καθαρός Το ζηλεύω είναι ο Αιντιάνα Τζόνς Στον στο χώρο των Εύντων στην Ελλάδα Μόλις περνάει και ένα τριμήνο, και πολυγραφότατος και τρομερό αρχείο έχει και τις κυψέλη παλιό και του χώρου και ξέρει και ωραία πράγματα και την κάνει και πάει από το Κατάρα, από το Νεπάλ μέχρι το Ματσουπίτσου Τον ζηλεύω με την καλή έννοια Τον ζηλεύω αλλά έχει πληροφορίες και μας λέει και πέσω και συχνά επαναλήψεις με το Θανάση Έτσι Είναι γνωριμία Πάρα πολλών ετών ο Θεό και σταθερή αξία στο χώρο μα. Ναι, το λέω με την έννοια αριστερχία, ότι είναι ένα μεγάλο κανάλι ξένο παραγωγή και παίρνει μεσογειακό πολιτισμό, τον ελληνικό, τον, τον, τον αιγυπτιακό, τέτοια, τα κάνει ντοκιμαντέρ ε, α πούμε, με τα animation, όλη η τεχνολογία και καθόμαστε και βλέπουμε τη δικιά μα ιστορία. Από ξένα καναλιά. Και εμεί δεν κάνουμε τίποτα. Μην περιμένετε από το δημόσιο, δεν χρηματοδοτεί. Λέμε τώρα, εκτό αν είναι κάτι εναντίον τη Ελλάδο, θα μα τα χώσουν αύριο το πρωί όλα. Λοιπόν, θα θυμόμαστε ότι είμαστε στο Αλπεντο 14.00 Μια τεράστια παρέα μετά από 4,5 χρόνια αγώνων εδώ και επιμονή και δεν αλλάζει το πλάνο γιατί έχει μέσα και την κοσμοθέαση μου από το 1981 που σα είπα. Μπάω τώρα από ό,τι έκανα πιτσίρικα και ακολουθώ αυτή τη διαδρομή. και Το μόνο είδωλο ραδιοφωνικό που έχω εγώ στον εγκεφαλό μου και το Worcester, όταν τον άκουσα στη Νέα Υόρκη από τον σπανιό λίγο σταθμό 92 KTU Πάκο Βάρω. ήτανε τότε 70 τόσο και είχε τη Νέα Υόρκη στα, στα χέρια του μέσω του σταθμού αυτού και θα βρω κασέτες να βάλω για να ακούσετε ηχόχρωμα και τρόπο παρουσίες από τα ραδιόφωνα ακούω από μωρό, κοιμόμουνα με το ραδιόφωνο στα πια, εγώ στο μαξιλάρι Αυτά με τον Βακελίτη. Oh λοιπόν, όταν άκουσα αυτό το άτομο στη Νέα Υόρκη, έπαθα την πλάκα μου. Έχω γράψει διάφορε κάσσετε από το πρόγραμμά του. Όπου στα 30 δεύτερα που τελείωνε το ένα τραγούδι και στα 30 που άριζε το άλλο, σου λέγε τον καιρό, τα νέα, τα αθλητικά, κοινοτου, Στο ένα λεπτό, αλλά δεν είναι το ίδιο τραγούδι. ήταν 30 που έφευγε το ένα και 30 που έμπαινε το άλλο. Απίστευτο. Little nip and have a ball Gonna do more and more Oh my baby mm -hmm. I wanna do more To make you Understand I gotta do more And more Oh my baby uh -huh. I want you to know That you my love man Τώρα δράτω με της ευκαιρία, Δεν έχω χασει εγώ τον Ιρμό Ξέρω που έχουμε σταματήσει Του Αρίσταρχου που λέει η μάνα μου έχει δει στα 90 Τους ξέρω εγώ mm. Θα πω μια μέρα μερικά περιστατικά φιλών Που μου έχουν κάνει περιγραφέ Από αυτόπτιες μαρτυρίες ε, Σαντορίνη Αλεποχώρη Δύο πυρεά η Τρίτη τα θυμάμαι τώρα στον αέρα, τα θυμάμαι αυτά. Ε, Ανθίλη, πριν τη Λαμία, που είναι ένα χωριό εκεί στο ύψος των θερμοπυλών, τέσσερις, εκεί τέσσερις πέντε, μπορεί να τι περιγράψω ένα βράδυ, έτσι έχουμε μόνο άτια. Είναι να εδώ και ο Σιγανία Κομπή ο... και ο Βέμπος. Για να κάνουμε κουβέντα. Υπάρχει απίστευτο υλικό σε αυτό τις μαρτυρίε σε... να το περιγράψουμε και λοιπά, να μίλημε ούτε το Τένιγκεν και λοιπά και δεν κάνουμε τίποτα γιατί ας ποιο ποιος μας... θα έρθει να μας καρφώσει, εννοούμε, ψυχολογικά ή κοινωνικοηθικά δηλαδή δεν πάμε καλά γι' αυτό είπαμε 81-84 σύλλογο, μερκούρι. Τζερόμο Γκρούβι. Μετά έγινε άλλο χώρο το Πάλς Τίνο και Πατησίων. Και λοιπά. Το 7, το Άουτον. Κλείσαν όλοι. Ξεκινήσαν μυστικά περάσματα. Κλείσανε. Είναι 2019 και ακόμα δεν έχουν βρει τον εαυτό του. Και έρχονται σε μένα και μου λένε Κουκουρούκου. Ε, τι κουκουρούκου ρε παιδιά, εγώ τα έχω γραμμένα. Έχω στοιχεία Και μου λε να κάνει αυτογνωσία Ο άλλος από αυτά που του λες Αφού δεν έχει κάνει εσύ ο ίδιος για τον εαυτό σου Δεν γίνεται Έλβις έχουμε να παίξουμε καιρό And it was all for me I never know told taught her to lie Now that it's over and done Κατά περιόδου έχουμε και κάποιου χρόνου τώρα ελεύθερου. Ε, Μπορεί να δράτω με τι ευκαιρίε για να τα καταγράφονται. Τα θυμάμαι εγώ τα μπλα μπλα ρω, ή μπλα, με ρωτάει και μέρος αυτών γιατί είναι κι άλλα θα τα απομαντοφωνήσω, θα τα κάνουμε και μια έκδοση μισή δύο δεν ξέρω πώς θα βγει διότι πλέον πρέπει να τα καταγράψουμε γιατί το βλέπω δεν είναι, το καταλαβαίνετε κι εσείς δηλαδή σε πέντε χρόνια θα βάζουμε εκπομπές του Άλμπεντο τωρινές μετά από πέντε χρόνια που θα είναι οι και θα λέμε κοίτα τι λέγαμε τότε τελικά δεν είναι προφητείες. έτσι είναι τα πράγματα και πρέπει να το αντιλαμβανόμαστε Όσο πιο γρήγορα γίνεται Τώρα το έργο παίζεται άλλος. Πάλι στη μενό είναι βέβαια Όχι δεν έχει κονσέρβα αύριο Θα είναι η Τζάνη έστω και τηλεφωνικά Και από ό,τι μου έχει πει η Νάντι Θα βγει κανονικά αύριο Στις 10 στην ώρα της Μία περίπτωση που υπάρχει η Τζάνη να βγει τηλεφωνικά Γιατί δεν ξέρω αν μπορεί να έρθει εδώ Ή αν έχει κάποιο θέμα Λόγω της ημέρας Εκεί εντάξει μπορεί να βάλουμε τη... Μια κονσέρβα για την Τζάνη Πάντως το πρόγραμμα είναι αυτό 90% κρατάω μια φύλαξη για τη Μαρία εγώ τώρα και η Νάντι από ό,τι είμε εσύ να θυμάμαι προχτές που μου έγραψε το μέσαντζερ μου λέω θα βγει δεύτερα κανονικά λέει ναι, εγώ το θα είμαι πάντως το βράδυ πάντως πρέπει να πει ο καφέ ξέρω εγώ θα ξυπνήσω κάποια στιγμή εντάξει αυτά everybody... τρίτη έχει σταματήσει η εγκομπή του κυρίου Γρηγορίου που άρχισε γύρω τα 7 και τα μπει της ο παντελή θα βγει κανονικά στις 9 η ώρα την τρίτη κανονικά και μια αλλαγή που πέζει ακόμα εγώ θα λέω τα ζόρια μου τα στέλνει να σαντάρει το ρεπό της ή κουμπούνι και απλά θα μεταφερθεί η μέρα της δεν είναι έξω από το σύστημα που λέγεται αλμπέντο πλέον Εν ετάχθη στην παρέα με σταθερή εκπομπή στι 9 και κάτι ψηλά, κάθε Παρασκευή. Ξεκινάμε τον Χριστό Κωνσταντόπουλο σε 7. Άλλη περσόνα, αυτό θα μιλήσουμε άλλη ώρα. Επιδειξόδο ακούει τώρα. Σα πληροφορώ ότι είναι... ήταν πιλότο πολεμική αεροπορία τη πολιτική αεροπορία και προσωπικό πιλότος του Ωνάση. Ο Κωνσταντόπουλο πάρα πολύ φιλοσοφημένο άτομο και στεναχωρημένο σε αυτός γιατί κάνει τα κοινωνικοπολιτικά του με αυτά που βλέπει και έρχεται εδώ και τα λέμε μετά είναι ο Διαμαντάρας δεν χρειάζεται συστάσεις ο Λευθέρης και μετά θα είναι Παρασκευή πάντα μιλάμε έτσι ο... από αυτή την Παρασκευή ζωντανά εδώ στο στούντιο το θέμα το συγκεκριμένο που θα ακούσουμε την Παρασκευή είναι η θέση της γυναίκας στην αρχαία Ελλάδα, μια και χτες νομίζω ήταν η προχτές, στις Ήταν η παγκόσμια μέρα της γυναίκα. Παντελής Παρασκευή μετά το Διαμαντάρα Και την Κυριακή θα είναι εδώ ο Αργυρόπολος Ολευθέρης Στους Άγνωσης επισκέπτε. Αυτά μπορούμε να κάνουμε, αυτά κάνουμε Το ανανεώνουμε, το οργανώνουμε Από εδώ Το προστατεύουμε Όσοι δεν έχουν καταλάβει μέχρι τώρα από τους συμμετέχοντες εδώ το έργο που λέγεται Αλμπέντο το καταλάβανε και ένας από αυτούς είναι και ο Λευθέρης The girl... ο Αργυρόπουλο. The to be. You win a while, And then it's done Your little winning streak And summon now To deal With your Invincible defeat You live your life As if it's real A thousand kisses deep Turning tricks I'm getting fixed Ρόδο τελειώ και να στηρίζεται του φίλου εδώ. Ο Λευτέρη έχει καταπληκτικά βιβλία με του μαθηματικού τύπου αυτού και τα λοιπά. Μέχρι μυστικού χαρακτήρα είναι μερικέ αναφορέ που έχει στα βιβλία του. Όπω και δύο-τρία βιβλία που έχει ο Κοντογιάννης ε Θα τα ξαναπούμε και την Παρασκευή. Και σιγά σιγά τώρα θα μιλήσω με τον uh, Χρήστο το χιονισμένο που είναι αυτό που είναι πίσω από τον Αλμπεντού τεχνικά. Εγώ μ' από αυτά για να τα ανεβάσουμε στο banner books του Αλμπέντου και μπορείτε να τα παραγγένετε στο infopapakioalbendou104. ακόμη στο τηλέφωνο που είναι στη σελίδα του σταθμού να έρθουν σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. We the of the sea. I there Oceans left for scavengers like me I made it to the forward dead I blessed our and then Lord in I'm getting fixed I'm back on they exchange the that you were meant to ξεκουράστομαι για λίγο έχει πάρα πολύ κόσμο μέσα δεν είναι ότι έχει κάποιο και να πω άντερη παιδιά πάμε για ύπνο είναι πάρα πολύ ξεκουράστομαι μέσα και από το εξωτερικό προτείνω για να πάει να ξεκουράστομαι και εγώ ή να λέει το ρολοί 2 και 5, 2 και 10 να το κάτσουμε μέχρι τις 2,5 οπότε να πω και μερικά ακόμα έτσι κάποια να καταγράφονται και να λέω ναρκώ είναι νεροινικό θα οζωγήσεις τι Λέων μου ε... Να καταγράφονται θα το επαναλάβω σα συμπλήρωμα να κι άλλα Να τα έχω και καταγεγράμμε να τα ξεχνάω Κάποια στιγμή θα τα βάλουμε και στο χαρτί αυτά Μέσα στην όλη διαδικασία Γιατί, γιατί μπαίνουν φίλοι μέσα the Δεν μα ξέρουν ότι όλο παίζουμε Προσωπικά με ένα με δουλεύει τώρα Μιλάς για τον Λέων αν ήταν Ιταλό, τσυχοπάθη. Το Ιστανικό Λάτρη είχε σπίτι στι πέτσε ή στην κίτρα. Δεν θυμάμαι τώρα. Πέθανε πρόσφατα, πέρυσι νομίζω. Λοιπόν, μπαλαντο τραγουδίστη, πολύ καλό. Αρισταρχέ που είναι μια ώρα πίσω, που είναι για δώσε μου στίγμα. Δεν θυμάμαι από την περιοχή σου. Α, Σερβία. Σερβία, Νις το θυμήθηκα. Και τώρα να ασχοληθούμε με την κυβέρνηση. Κρίσπα να τηλέφωνε μεσημέρι, γιατί ήταν εκεί η μάμερα, παιδί μου. Μπα και πιο μεγάλο καφέ αύριο, Βούνε νεκρά. Thousand... Ναι, ναι, Chris, είναι από το Νις νύσ, νύσ, Σερβία. Ο Αριστάρχος Μόρη μεγάλη Και μας είχε κάνει γνωστό ένα κομμάτι Το θυμάμαι, τελειέζει Το αρισταρχε Το οποίο το βάλουμε σε μια λίγο βίβαριέ μέτρα να ψάχνω Έχω μια λίστα και ρολάρι ε, Λοιπόν... Σεραίος, σεραίος. <μουσίλιο> Σωστό, είδε δεν δεξιγνάω, δεν πολύ καλό κομμάτι. Απλά έντοπα να Από το ρίξω. Από το ρίξω. ψάχνω <μουσίλιο> Από αύριο μου θυμίσεις, το ρίξω. <μουσίλιο> Και επαναλαμβάνω έχει πάρα πολύ κόσμο από το εξωτερικό και από εδώ όποιος θέλει να διαφημιστεί στον Αλμπέντο ετοιμάζω ειδικό πλανό θα ανέβει σελίδα ειδική από ποιο σημείο του πλανήτη το διαδίκτυο πλέον δεν έχει σύνορα μικρομεσές επιχειρήσεις και τα λοιπά και ό,τι άλλο νομίζω καθένας είναι απροβάλλη ο Αλμπέντο είναι στη διάθεσή του και μπορεί να συνοηθούμε τα κόστη που θα προκύψουν είναι αστεία de boa tal era Para caso sobreviver encontrei na rua que estou 100% a falta de chão vou rezar para nunca perder essa estrutura que é você avança avança Εγώ άμα ξαναβγεί ο ΣΥΡΙΖΑ μου Θα πάω να ζητήσω Πολιτικό άσυλο από ξένη πρεσβεία Το έχω δηλώσει Δεν υπάρχει αυτό Εάν είπα πάω να φύγω μόλι Τέλος να πούμε εντάξει Μέχρι εδώ ήτανε Είμαστε αυτοί που είμαστε Αυτό μα αξίζει και να πάμε Σπίτια μας Λοιπόν δεν βγαίνει, εγώ θεωρώ ότι Μαϊμού είναι όλες οι μετρήσεις. Εάν πάρει πάνω από 10% Πάλι θα υπάρχει αποβλακωμένος κόσμος Αλλά Εάν πάρει κάτω από 13% Θα διαλυθούν Αν πάρει από πάνω από 13% Θα πάνε να κρατήσουν ισορροπίες Τους κάνουν τα ζωνταφεντικά τους Αυτοί που κουνάνε τι κλωστές Νορημίες σε διάφορους χώρους Εγώ για όπως ξέρουμε Τα πολιτικά πράγματα μια πολιτική, Έχω διάφορες νορημίες Φιλικές και με πολύ άνεση Και θάρρος Αλλά Δεν συμπράττουνε Αυτό που λέμε πατριωτική Αντίληψη Και τρώγονται μεταξύ τους Και μετά μας στενεί οι άλλοι Οι άλλοι έχουν γίνει μπετό Είδανε τη Μαλέγρα έχουν μπει μέσα και δεν λένε να φύγουν. Και αυτοί τρελαίνονται και δεν μας λένε που διαφωνούνε. Δεν μας λένε που διαφωνούνε αφού όλοι είναι συντεταγμένοι στην ελληνική σημαία από κάτω. Αν αυτοί μαζευόντουσαν έστω και με κοντή χρονική διαδικασία για πλάκα θα παίρνουν ένα κοσάρικο. Για πλάκα. Θα κόβαν από παντού. Και ο άλλος βλέπει ότι δεν είναι αυτό και πολεμάνε ποιος θα μπει στη βουλή 30% να βγάλει 15 βουλευτέ να παίρνει τα φράγκα. Ενώ πρέπει να κάνουν άλλα πράγματα. Και τα κάνουν. Δύο-τρεις που ξέρω ότι στοχω πήλω για δεν Λέει αούα, εντάξει, εγώ ευθέως, και δεν είναι πολιτικό αυτό, έχει να κάνει με το πρόσωπο καθαρά Το ακούω 100 χρόνια και λέει τα ίδια Και έξω που είναι, για μιλάμε για την Ευρωβουλή, είναι ο Νότης ο Τουλάχιστον είναι τζέντλεμαν Είναι τζέντλεμαν Και για Ευρωβουλή, κοιτάξτε το Δεν λέω ψηφίστε, κοιτάξτε το Για Ευρωβουλή Λοιπόν. Αλλά μιλάω για το πρόσωπο έτσι Δεν μιλάω για το κόμμα που έχει Για να έχει ένα φορέα κλπ. Μιλάω για το πρόσωπο Παίρνω ας με το θάρρος Να πω τον στηρίζω ως Γιώργος προς νότι Ως πρόσωπο Είναι τζεντλέμον και είναι καθαρός Έλληνας Σε όποιο κανάλι τον έχω δει ε, Από τι Εδώ που βγαίνει οπουδήποτε Λέει Αυτά που πρέπει να λέγανε όλοι. Λοιπόν, τώρα αν θα βγει όχι δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτό είναι, είναι στην Ευρωβουλή. Είναι Ευρωβουλή ο νότις. Ψάχτε τον. Εγώ δεν είπα ψηφίστε τον. Είπα ψάχτε τον. Μπείτε στο κανάλι του. Μπείτε στο facebook. πάτε τον τηλέφωνο. Είναι ανθρώπινος. Δεν είναι σνόμπ. Ακούει. Και οι θέσεις του είναι συγκεκριμένα. Στην Ευρώπη μιλάμε πάντα έτσι. Ψάχτε τον και αποφάσιστε. Για την Ελλάδα δεν έχω να πω για κανένα τίποτα. Όχι δεν το στηρίζουν ανεξάρτητα. Έχει φύγει χρόνια από εκεί η Έχει φύγει χρόνια από εκεί. Χρόνια, χρόνια, χρόνια. Έχει διαφωνήσει όταν ήταν στα καλά του Ήταν στα καλά του και έχει διαφωνήσει και έχει κάνει. Έχει τραβήξει μοναχικό δρόμο. Έχει φτιάξει ένα κόμμα για να έχει χώρο έκφραση και μιλάμε για την Ευρωβουλή. Είναι καθηγητή στο Πανεπιστήμιο τη Κρήτη. Βοηθάει και τον uh, Τσικριτζί που θέλει να περάσει την ΕΟΚ τη γραμμική Β. Και λοιπά. Γίνονται ωραία πράγματα. Με να με ξέρουν και ξέρουν μέχρι που παίζω μπάλα. Μπορούσα να αναφέρω εδώ του πάντε. Λοιπόν, από πολιτική άποψη, όχι, δεν κομματικοποιείται ο Αλμπέντο. Ο Αλμπέντο θα μείνει εραστεχνική αντίληψη. Αυτό που στο στίγμα που έχει, ακούμε τι έχει να μα πει κάποιο, πλακίτσα, χιουμοράκι, απορίε. Λέω και εγώ αυτά που δεν τα ξέρουν, τα πίσα την κουρτίνα, τα έτσι τα αλλιώ. Γιατί έχουν παίξει το ρόλο του και αυτά. Και μουσική καλή, τουλάχιστον έτσι μου λένε όλοι. Και είναι αυτό το στυλ που μου αρέσει και εμένα. Τώρα είναι η ασόφτ. Άλλη ώρα να ροκάρουμε. Έχουμε βάλει και λαϊκά, έχουμε βάλει και τσιφτά τέλεια. Δεν σαματή... το παίζουμε τώρα αποστασιοποιημένοι από την πραγματικότητα. Σαματή... Ναι, Κρίσμο, έχει δίκιο, αλλά αυτό δεν έχει συμπράξει με κανένα. Θα μπορούσε να πάει να κολλήσει και ω προσωπικότητα που είναι με οποιονδήποτε για να είναι και εξασφαλισμένο ότι θα βγει. Και δεν το κάνει. Μέχρι στιγμής έχω παρακολουθήσει και τους λόγους του και την πέμπτη έχει μια εκκλήλωση, άμα θες όλα να πάμε τα απόγευμα στο Λίμπικρο Άγιαλ. Λοιπόν, ε, να τον γνωρίσεις από κοντά, με τιμά εμένα με τη φιλιά του, εγώ δεν έχω συσφαιροντά πουθενά, ούτε γλύφω, ούτε θέλω να με διόρισουν κανέναν. Κάνω τις μου, λοιπόν. Με άλλους που τους ξέρω και ξέρεις εννοώ, δεν κάνω παρά. Άρα καταλαβαίνεις το να πω Δεν παίζει μυστικά μέχρι τώρα Και περίεργα Μέχρι τώρα που μιλάμε Έτσι δεν παίζει Και δεν, από ό,τι έχω αντιληφθεί Δεν είναι το άτομο αυτού του στυλ Δεν είναι από αυτά τα κόπροσκυλα που λέμε Ναι το κατάλαβα Γι' αυτό είπα και το όνομα Είναι πρώτη φορά που το λέω Και δεν πρόκειται να ξαναπούω για κανένα λέω ψηφίστε Λέω ψάχτε τον. Είναι τζέντλεμαν. Αν μη τι άλλο και καθαρό Έλληνα. Αυτό μπορώ να το πω. Και δεν είναι μια άποψη που έχω. Αχ, το χαιρέτησε και ενθουσιάστηκα. Το ξέρω πάρα πολύ καλά και στο γραφείο του και σε εκδηλώσει. Συμπτωματικά συναντηθήκαμε και στα αεροδρόμια την προηγούμενη εβδομάδα που πήγα εγώ στην Κύπρο. Είναι μαχητή, είναι καθαρό. Είναι καθαρό ο μου. Δεν είναι βρωμιάρι, δεν είναι λέχρανα με το άτομο. Δηλαδή και προσβάλλουμε την αισθητική μα αυτή όλοι. Πάρτε το και έτσι, ξέρω εγώ πώ πάρτε. Γιάννη, για όλα παλεύει, για τις πρέσπες, για τις αποζημιώσεις, για τις συντάξεις, για τα εθνικά. Παλεύει, η απόφαση που έχω βγάλει, δηλαδή, να έχω τη γνώμη, δεν είναι... Αχ, ωραία που σήμερα. Χρόνια δεν παρακολουθώ. Σε όποιο κανάλι βγαίνει από, ένα τοπικό κανάλι που το βλέπω στο YouTube αύριο, μέχρι οπουδήποτε. Λοιπόν, και επειδή είναι τσεντλεμάν, έχω προσέξει μέχρι στιγμή. Και λέει αυτά δεν τον καλούνε στα μεγάλα Αραιά Αλλά και στο κόντρα που είναι σιριζαϊκό Γιατί ο Λιάτσος είναι σιριζαία Πηγαίνει λέει τα ίδια Μέχρι εκεί που ξέρω αυτά λέω Λοιπόν, έάν δεν βγει ως προσωπικότητα και ως καθαρό άτομο Θα βγουν ε, έχει βγει ο άλλος μωραπόδος φεριστής τώρα να πω δεν ξέρει ελληνικά. Λοιπόν, τι να λέμε τώρα. Είναι κρίμα. Πάντω στι συγκεντρώσει που κάνει σε ξενοδοχεία και λοιπά για vogue από εκεί βλέπω παλμό και δυνάμι Λοιπόν, για τόσα ώρα δεν έχω άποψη. Παρότι δεν έχω γνωρίσει σε δύο εκπομπέ τα μυστικά περάσματα, δύο ώρε δεν έχω άποψη. Δεν μπορώ να πω αν είναι. Έτσι ή αλλιώ. Η άποψη που έχω είναι ότι είναι γάτο με πεταλά. Τώρα τι παίζει από πίσω, ποιοι τον στηρίζουν, Πού του κρατάει, Πού τον κρατάνε, Για τον χώσανε μέσα που λένε, γιατί τον έχουν έξω, Γιατί το πρωί, Το απόγευμα, Το βράδυ. Δεν ξέρω, Λίγα να συμλάω, Δεν τον ψυχανέμεσα σε δύο εκπομπέ, Λάι σε τέσσερι ώρε. Δεν τον ψυχανέμεσα. Παρότι μιλήσαμε και στα παρασκήνια πριν, Πέταξη ενό καφέ α πούμε. Το μόνο συμπερασμικό είναι αυτό Ότι είναι κατά Το όλο το άλλο παιχνίδι που παίζει Συν είναι δεν το ξέρω Και κάτι άλλο Μου πάνω εδώ να δω μισό λεπτό Και για τον Καζάκη Ο Καζάκης απολύτω προσωπική είναι η απόψη μου Από πολύ καιρό Κάποια χρόνια πριν τον επακολουθούσα πηγαίνα, πηγαίνα για κάποιο δική μου γνωστή κλπ τον ακούγανε και τον αγκαιτάλο καλά ο ένας πάει παντού οπότε τότε είναι θέμα εμπιστοσύνη ότι έχει άποψη ξέρει τα οικονομικά φαίνεται για πατριώτης βγαίνει παντού ο τράγκας τον πονάζει κάποια άλλη από εκεί αλλά είχα ακούσει ότι είναι ένα άλογο που το έχουν πετάξει για αυτό μέσα για να κρατήσει σε οικονομικά θέματα κλπ. λοιπά και λοιπά και δεν ξέρω αν τον χώσουνε εάν μπει ή αν δεν μπει. Σας λέω ότι διασταυρώνω γιατί ακούω. Σε προσωπικό επίπεδο γεια σου τι κάνετε κύριε Γαζάκη δεν το ξέρω. Το ξέρω... Όπως όλοι και ένα κλικ ακόμα με τη δική μου οπτική μέχρι εκεί. Αλλά σας λέω ότι έχω ακούσει. <Το> και είναι... Από έξω αριστερά με Έξω αριστερά. Ακριβώς Νίκο είδες από το στόμα μου το πήρε σαν μου. Έξω αριστερά. Λέει κάτι προφητείες, αλλά εντάξει και εγώ λέω προφητείες, γιατί βλέπω κάτι, το συνδυάζω και προβλέπω, λέμε, από εκεί πέρα τι έγινε, είμαι ο πανέξυπνος, θα πάω και στη βουλή, Αν πίσω εδώ έχουν πάει άλλοι κι άλλοι, αλλά εγώ δεν είχα τέτοια αυτή στη ζωή μου, τι πρόκειται. Έχω βοηθήσει στο Παρθώναν δεκαετία του 90, να βγουν κάποιοι βουλευτέ υπουργοί, και λοιπά και λοιπά και λοιπά από την εποχή του Νίκου του Αναγνωστόπουλου λοιπόν δεν, δεν, δεν το γουστάρω είναι παραμύθα πολύ ρε παιδί μου you... Λάει και ο Βδυρέκορ you... που κάθισε και πίνει σκαφέ και φτιάχνει τη στρατηγική την προεκλογική στα δέκα που θέλουν να πούνε τα 8 είναι μπαρούφα και του λες γιατί θα το πει αυτό λέει πρέπει μα τι πρέπει να λες την μπαρούφα λέει ναι ναι πρέπει Λοιπόν, σας λέω από ηλού, Αναγνωστόπουλου Εποχή, αναγνωστόπου, εποχή Χάρη-Καρατσά Εποχή Μπουλούκου Από πού να αρχίσω τώρα Με να μου μέχρι τη φιλία Και γεια σου τι κάνεις Κάποιος τρέχαμε μέρα-νύχτα Και Βγήκε η παράταξή του, δεν έγινε Υπουργό, του δώσανε μια γενική γραμματεία σοβαρού αντικειμένου. Ε, πήγα μια άλλη μέρα τα ανοιχτή πόρτα στο γράφειο να πάνε όλοι αυτοί που στάρουν οι πιο στενοί εντός αγωικών στο τιμή, άλλοι να τον συγχαρούνε, μπράβο και Και έκανε ότι δεν μας ήξερε και λέω εντάξει Και πρόσφατα πριν κανένα χρόνο δύο τον είδα στην οδό Αμερικής εκεί σε ένα πεζόδρομο που έπινα κάθε επαγγελματικό με ένα δικηγόρο Είδα μου λέει τι κάνεις Εδώ είσαι ακόμα Λέει ναι απέναντι το γραφείο Λέω το ξέρω αλλά δεν έχεις ακόμα Λέει ναι Να, Λέω καλά εντάξει Αυτή είναι κάτι πατριώτης του Πασόκ του πρώτου Μετά πηγαίνες στη Νέα Δημοκρατία και λοιπά, Εντάξει Γι' αυτό διάβασα γι' αυτά που διάβασα και είπα από την αρχή από το 1982. Δηλαδή, δεν δηλαδή, ξέρει τώρα το G, το G, να ξέρει το circulation και λε παιδιά, εγώ σε αυτό το circulation δεν παίρνω, θα κάτσω απόξω. Εχ, και έρχονται τώρα μετά από 30 χρόνια κάποιοι, για μου λένε να σου πω: Δεν μα πειράζει άλλο, πάτα μα. Σέρνονται και αρρώστιε. Μια σάρια. Λοιπόν, κάποιο ακροάτη εδώ μου λέει: Ο σημαντικό λόγο που σα παρακολουθώ είναι πω είχα την υποψία πως είστε καλό άτομο, αλλά σήμερα σιγουρεύτηκα. Μπράβο, κύριε Γιώργο, έτσι μου αρέσουν οι άνθρωποι ευθύ και ειλικρινή. Δεν το παίζω εγώ όμω, εγώ έτσι είμαι. Ακόμα και στη δουλειά μου, που είναι πάρα πολύ σκληρή από ψυχολογική άποψη και ευθυνών, στον πειραή ήμουν έτσι γι' αυτό, έχω και άλλε. Ενώ απέχω, και άμα απέχεις από ένα σύστημα δεν σε αναγνωρίζουνε, 10 μέρες καλές και πέντε πολύ καλές, στο σύνολο δηλαδή τις έχω. Και με ευχαριστεί που πάω και μου λένε, έλα Γιωργά, τι έγινε, κάτσε να πιω με καφέ. Λοιπόν, αυτό με ενδιαφέρει, αυτό κάνω, μπορούσα να κάνω κι άλλα, μπορούσα να έχω 5 κατοικίε και να μην είμαι τώρα όρθιος ή να έλειπα από εδώ ή να ήμουν ανάσκηλα ή να είχα 8 μπαταρίες για να περπατάω κλπ. δεν. είπα είμαι χιπάρα και θα ψοφίσω εγώ γιατί κοιμάμαι και στα δέντρα με την ίδια άνεση που κοιμάμαι σε ένα τετραπλό κρεβάτι και το βράδυ μόλις κλείσω τα μαντάγια μου Απόλαυση. Με κυνηγάνε τα γραμμάτια, τα δάνεια και κανένα που τον έχω δαγκώσει κατά καιρού και στρίβω τη γωνία και κοιτάω με παρακολουθεί. Πιστέψτε με. Του Νικολάκη του Αγόρα σπίτι, Νικολάκη, παιδί μου, με μπερδεύει. Λέει το άτομο αυτό που μου γράψε το πρυβέ, δεν ήξερα και τα λοιπά. Τώρα σιγουρέφια και τα λοιπά. Εγώ, λόγω κάποιων γεγονότων, αγαπητέ μου, ακροατή και ακροατέ και φίλοι και φίλε, αποφάσισα να κάνω αυτή την εκπομπή, μια και ήταν και ο καρναβάλλον. Να τον κάψουμε συγκυριακά και επειδή αύριο είναι αργία και θα μπορούσαμε να πάμε λίγο πιο αργά, γιατί ήθελα να έχει κόσμο μέσα να ακούει και θα το πέξω και επαναλήψει αυτό το πράγμα το σημερινό. Άλλο είναι να σε ξέρουν γιατί ήταν στην τηλεόραση ή σε άκουν και κάπου συναντήθηκες όπως και με τα παιδιά στην Κύπρο και στο Λόγαλης σε όλους και στον Νίκο και στον Ανδρέα και στον Σάβα και λοιπά. και άλλο να εξηγεί και ποια είναι η τακτική που είχε στο κεφάλι σου και τι κινήσεις έχεις κάνει και τι προσπάθησες και με ποιους και γιατί τώρα που καρποφόρησε που δεν καρποφόρησε θα το δούμε στην πορεία έχει δρόμο ακόμα. αλλά μέχρι εδώ έχουν γίνει αυτά και είπα το 10% Και Μια και το άνοιξα αυτό το έργο Θα το ξαναεπαναλάβω Και θα αναφέρω Ποιος ήταν ο Κατερινίδης Να το γνωρίσουμε καλύτερα Ποιος ήταν ο Γιώργανάς Ποιες ήταν οι σχέσεις μου με αυτούς Δεν λέω ότι κέρδισα Γιατί κερδισμένο είμαι από αυτά που μάθαινα Ο Φουράκης Και, λοιπά και λοιπά. Και έχω και κασέτες, θέλω να τους ψηφοποιήσω, που του έχω από το κανάλι 1. Δηλαδή σας είπα, οι γνωριμίες είναι οι πιο κοντινοί, είναι από το 12 και πίσω. Δηλαδή ήδη 8 χρόνια, 9, 10. Οι πιο κοντινοί. Και όχι μόνο σε δημόσια σχέσεις, εγώ δεν κάνω δημόσιες σχέσεις. Ή μιλάμε και μπορούμε να γίνουμε για φίλοι, να έχουμε μια άνεση στο μπουλα ή παιδί μου, εντάξει, γεια σου, χαριά που είδα. Τα δέοντα τη μαμά σα, λοιπόν, και το ξέρουν και άτομα που τα έχουν από το τσάτ μέσω Αλμπέντο και έχουμε γίνει φίλοι. Ένα σημαντικό, γιατί είναι και παράγων εδώ και με στηρίζει, είναι ο Χρήσο Χιονισμένο. Δεν υπάρχει Καρποδίνο και Αλμπέντο χωρί τον Χριστό, Τελεία. Δεν βγαίνει ο ποδότα, όπω δεν βγαίνει και ο μπαλάνο. Τον έχω φάει να έρθει εδώ, τον ποδότα. Του λέω Ελλάδο ένα βράδυ να ξέρω εγώ. Α, ούτε θέλει. Εντάξει, δεν πιέζω. Γνωριζόμαστε από το φθινόπωρο του 85. Ήταν ο πρώτο που άνοιξε το χώρο και έκανε την ομιλία που είπα πιο νωρί. UFO, φαντασία πραγματικότητα. Πιτσίρικα κλπ. Και, και μάλιστα ένα σημαντικό που θυμήθηκα τώρα. Έχει έρθει ένα ζευγάρι για τη φίλη του οικογενειακή. Και αφού τελείωσε το... η... η συζήτηση κλπ, είναι την βραδιά που κάτσαμε Κυριακή βράδυ μέχρι την Τετάρτο βράδυ εκεί πέντε άτομα αφού φύγαν όλοι λίγο-λίγο. Τέσσερις μέρες. To... Πώς περάσανε τέσσερις μέρες. Ήτανάμε εκεί ο Μίχα και κάτι άλλο ο Σταύρος που στη λάμια. Και γύρισε το ζευγάρι που είχε έρθει για να τον ακούσει, πρώτη φορά που έκανε δημόσια όρθιος ομιλία σε κοινό, στη ζωή του, η πρώτη φορά. Και του λένε μόλις τελείωσε, Ρωσιμάκη, είμαστε κάθε μέρα μαζί και δεν ήξερα ότι ασχολήσε με αυτό το χώρο και έχει αυτά τα ενδιαφέροντα. Φοβόσουνα τότε να πει σε φίλους συγγενείς ότι γουστάρισα αυτά τα θέματα, σε λιδωρούσανε. Δεν ξεράνε οι του. Ότι ασχολείται και με αυτά Άρα αφού δεν ξεράνε οι του Ασχολείται με αυτά και σήμερα το ξέρουν οι πάντε. Εγώ ήρθα και ήμουν μόνος από την Αμερική εδώ Και τώρα μας ξέρουν οι πάντες Και γίνεται πανζουλισμός από κόσμο Άρα κάτι κάναμε Αφού κάνουμε και πλακίτσα και χόμπι Δεν πήγε χαμένο... Αυτό όλο Εμένα δεν με νοιάζουν τα μυρήνικα Άμα με νοιάζανε δεν θα μου να δω αυτή τη στιγμή Ή θα μου να δω αλλά και θα έκανα κι άλλες κινησίες Της κάνω Μουσική <σταξιά> <σταξιά> <σταξιά> <σταξιά> <σταξιά> <σταξιά> <σταξιά> <σταξιά> Άρα, στα αρχή μου τον Καλόπουλο, η Τζάνη, θα της πω να τον βγάλει στον αέρα. Εγώ δεν μπορώ να τον διαχειριστώ με την έννοια, είναι κολλητό με τη Τζάνη, ξέρουνε τι θέλει να το ρωτήσει, τι να τις πει κλπ και κατά το γάλαξιό έχουμε σκοπό συνόδωση τώρα να μάθει από εδώ να είναι καλά. Θα βγάλουμε και το βάγιο του Μπαμπάνσιος στον Άρα για πολλού λόγους που δεν είναι τσπάρους. Ο Σαραγάς έχει ψηλοχαθεί με την καλή έννοια, έχει θέματα, η μητέρα του έχει κάτι, προβλήματα αγίες είναι λίγο μεγάλη, ξέρω εγώ και τα λοιπά και δεν πιέζω, δεν πιέζω. Εξάλλου είναι ένας από αυτούς που ξέρει ότι το μικρόφωνο είναι ανοιχτό, ότι γνωριζόμαστε από το 85 και αυτός είναι ένας από αυτούς που ξέρουν τις προσπάθειες ομαδικές που έκανα εγώ από και 25 χρόνια διότι επίτηδες τους μάζευα σπίτι του σαν για πασχεδί από Γιαννουλά και πάνω και την ομάδα του εδώ Αργυρόπουλοι όλοι μάρτυες είναι οι ίδιοι και ο Πάλμος είχε έρθει σε συζητήσεις στο σπίτι του Λευθέρη και τους έλεγε και του το είχα πει ότι λέμε θα το γράφεις και του είχε πει παιδιά, ξεκινάμε την κουβέντα. Ένα steel meeting ερευνητών. Τώρα να το πω έτσι. Ναι, καταγράφονται όλα. Και του λέγανε: Όχι, okay, δεν έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, λέω ονόματα. Meeting στο μπαλκόνι του. Σαραγκά, Αγιερόπουλο, Πάλμος, Καρποντίνη, Ποδότα και διάφοροι άλλοι. Σε άλλη φάση 25 άτομα και λίγα στη ρούλα. Μην κάνεις τίποτα, καφέ θα βγάλεις, τη θα φέρουμε και τα λοιπά. Στο σπίτι του Σαραγά γιατί είναι και κοινός, κοινά αποδεκτός από όλους. Πεσίλω όλο αυτό. Γινότουσαν προσπάθειες συνύπαρξης και συνένωσης των ερευνητών και τα χαλάγανε οι εκδότες. Άλλοι κουβέντες Δεν τους πληρώνανε. Που πρέπει, την ανασελίδα που είναι στα πρακτικά κλπ. Και λόγια του πλήρωνε. Από άμα δεν γράψουν, αυτοί θεωρητικά. Αν κάνουν απεργία, θα κλείσετε. Λέγε τι είσαι, λέει ο μπαμπά. Του ήταν η απάντηση από του 4 πέντε άλλου εκδότε που αρμέγανε και του ερευνητέ, από του οποίου γνωρίζουν αμάγκε διότι του είχαν στο ισόφυλλο και λέγανε συνεργάτες <coughs> 15 άτομα, 20 και ήταν το τυράκι για να πάρει ο άλλος το πρεδικός γράφει ο Σαραδάς, γράφει ο Χ, ο Ψή. ναι και το εξώφυλλο είχε και τους τίτλους γράφω που πουλάτε γιατί μονάχα φαγάδε μαλάκες μπορεί ο χώρος να πάθει μια ζημιά αντός αγωγικών δεν έχει στα μανταλάκια τώρα, πως τα λένε, αλλά την άλλη καλά να πάθουν. Δεν βλέπανε 24 ώρες μπροστά. Και κλείσανε. Κακό. Ε, εντάξει. Όλοι θέλουν τον παιδόν νόμο τους. Εγώ είμαι χομπίστας. Το δηλώνω και σήμερα που κάνω αυτή τη σόλο συζήτηση γουστάρω την επικοινωνία, να μαθαίνουμε, να λέμε, να κάνουμε και μετά βλέπουμε παρακάτω πάνω να φάει ένα τον άλλον. Ε δεν γίνεται ρε παιδιά να πούμε. Γεράσαμε δηλαδή γιατί δεν έχουν βάλει μυαλό και κάνουν υποδείξει του άλλου πως θα κάνουν αυτογνωσία, να, να προσέχουν τη διατροφή του κλπ. Δηλαδή. Ρωτή λέτε ρε. Βέβαια μα έχει φάει. Προτείνω Πήγε τρεις παρά για να δω τι γίνεται μισό λεπτό Μέχρι να τελειώσει το τραγούδι Χαμός Τι Χάμο κάνω τώρα είναι σε δύσκολη θέση Αλλά να ξεκουραστούμε Λοιπόν προτείνω άκουσα με ένα τραγουδάκι ακόμα Να βάλω μυθοδία να κλείσουμε να το μαζέψουμε, να το περάσω και το λίγο υπολογιστή να βάλω ανάγκη πριν έρχονται μηνύματα ακόμα, τι γίνεται Ο φιλός μου ο Μίχας Αντιλαμία λέει «Καληνύχτα Γιώργο, τα κατάφερες είμαστε ξενύχτες πάλι, αφού αγόρου μου αύριο είναι αργία» Θα είμαστε χάρη και εσύ αγοράκι μου Θα ανέβω βόλο να περάσω να τα πούμε έτσι Και θα κατέβει και ο παντελή Και να έρθεις πάνω βόλο Να περάσει τη λαμία σε πάρω να δεις και το παντελή Να κάτσουμε να τα πούμε Λοιπόν ε... Μετά από αυτό το κομμάτι έχω βάλει τη μυθοδία Πάω να ξεκουράσουμε Να πέρασε καλά αύριο Το βράδυ θα είμαστε εδώ στις 8 το μεσημεράκι, κάποια στιγμή, θα ρίξω τίποτα επαναλήψεις, μπορεί να βάλω για τη συγκεκριμένη. Έχουμε κάνει μαύρους κύκλους, λέει, μέσα να μπω. Να πάω να βάλεις make-up και ρίμε, λέει, αγοράκι μου. Νίκο μου, πήγαινε πάρε ένα να βάλεις. Δηλαδή, εσύ κάνεις μαύρους κύκλους και κάθος και ακούς. Εγώ που πουρουμπουρου εδώ και στεγνώνω και α, και ου και... Ψιλοκουράζομαι να το πω έτσι άσο που με ευχαριστεί Δεν ξενυχτάω Δεν είμαι εγώ λαδιγρία δηλαδή, γυναίκα Να ταλαιπωρούμε Έχω κάνει ρητίδε Α βάζεις. Εντάξει Θα να ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλου, ε, Εδώ είμαστε. Ετοιμάζουμε ωραία πράγματα να κάνουμε. Θα κατέβει ο Παντελή πριν το Πάσχα, πάντω. Πριν το Πάσχα, ψάχνω να βρω ένα χώρο. Θέλω να συνεριθώ με κάποιου, να είναι ωραίο ο χώρο. Να χωράει πολλού να μαζευτούμε. Θα το απολαύσετε. Το υπογράφω. Έχει να βγει πάρα πολύ καιρό σε δημοσία θέα στην Αθήνα. Και πρέπει να το φτιάξω ωραία, Να νέο όμορφο. Να το απολαύσουμε, είναι απολαύσει ο Παντελής, μόνο του και στι του, σε παίρνει μαζί του και σε ταξιδεύει. Και μετά τα εκλογάς, έχω συνοηθεί εγώ με διάφορου εδώ δυνατούς, να κάνουμε διημερίδα, εν είδη συμποσίου ή συνεδρίου. Μιλάω και με τον κατσαρό τον Νίκο στο New York College, και Έχουμε ένα κύκλο, το έχουν αντιληφθεί και είναι όλοι κοντά. Ακόμα, ακόμα και ο Αγγέλη είναι κοντά μα, ο Παπανασίου εννοώ. Οπωσδήποτε τηλέφωνο αύριο, κρίσαμε πάρει στο μεσημέρι. Απ' την λοιπόν, πετάγομαι και εγώ μέχρι εκεί. Ε, λοιπόν, να είσαι κοντά στον Αλμπέντο, στηρίζεται τον Αλμπέντο και διαφημιστικά ετοιμάζω πλατφόρμα για του φίλου μέσω Paypal. Διότι δεν πρόκειται να αλλάξει το χρώμα και το στυλ. Ενώ έχει τρομακτική άνοδο, αποκλείεται είμαστε νούμερο ένα στον πλανήτη. Όχι σε ραδιοφωνά, σε διάφορα μπλοκ και λοιπά. Πάρα πολύ ψηλά, θα κάνω μια σούμα την άλλη φορά. Και μια και άνοιξα αυτή τη διαδικασία με τις περιγραφές τις ιστορικές, θα το συνεχίσω για δύο λόγους. Το ένα είναι να καταγράφονται, να το έχουμε πει, να ακούτε. Το πισά την κουρτίνα έχει και χαριτωμένειες και έχουμε πρόγραμμα που θα το πάμε το έργο πάντως σε στράβει παραλία αποκλείται το Στα βράχια δεν πέφτουμε εμείς Αυτοί που πέσανε ας προσέχανε εμείς, Λόγω ναυτιλίας έχουμε και μια ξέρουμε ρε παιδί μου τη... την πορεία πώ να το πω Λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ ε, Γούσταρα τη σημερινή βραδιά Έλαβα έτσι το τη, Πώς να το Επιάστηκα από Κάποια γεγονότα που γίνανε και στραβές Και επειδή όλοι Και λένε ο Γαρποδίνης, ο Γαρποδίνης, ο Γαρποδίνης Ο Γαρποδίνης είναι εδώ Και έχει στοιχεία Χαρτιά ε, Απονομικά χαρτιά Μέχρι δηλώσει. Από δημόσιες δηλώσεις από το παρελθόν Από το 88 Από το ζωή μου γκρούβι Από πρωτόκολλα με τα υπουργεία Από προτάσεις Από από από από που είναι το λάθος Στα 35 χρόνια Πασοκοκρατών Μαλακίας μέχρι σήμερα Εγώ είχα άλλες αντιλήψεις Τους είπα να κάνουμε Αμερικανιές Ωραίες Δεν το πιάσανε Θα τις κάνω μόνος μου Με τους υπάρχοντες τους τρέχοντες και ευχαριστώ για και τους καινούριους φίλους που έχουν μπει μέσα και πιστοί και μας άκουνε σε κάθε βράδυ. Και έχω να πω πάρα πολλά, είπα το 10% στιγματικά για να δώσουμε ένα χρώμα, κυρίως αυτού αυτούς που το παίζουνε ενώ δεν είναι, γιατί αν ήτανε δεν θα το παίζανε. Καλό βράδυ. Και υποχρεωμένως να ευχαριστήσω όλους που ήταν μέχρι την ώρα μέσα, όλους από όλα τα σημεία του πλανήτη αγαπητοί φίλοι, μεσοσταθμικά έχουμε 80 με 100 κράτη και τον κύριο Παναγιώτη Μπένο που μου πήρε από το Νιού Κάστιλ και βγήκε στον αέρα γιατί ήθελε να μιλήσει, να ακουστεί και να πει αυτά που ήθελε να πει σε δημόσια θέα τον οποίον δεν το γνωρίζω ούτε κατόψιν να χτυπήσει την πόρτα τώρα δεν το ξέρω και αυτό είναι που είναι που την ικανοποίηση ότι υπάρχει μια απήχηση μέσα από εδώ και μερικοί τα πιάνουν άλλοι δεν τα πιάνουν Εντάξει, τι θα κάνουμε. λοιπόν αυτά για την πολυλογία μου είμαστε εδώ από το 8,5 και πήγε 3 παρά καλά να είμαστε. Αυτό δείχνει ότι έχουμε δύναμη και διάθεση. Δεν παίρνουμε χαμπάρι. Καλό βράδυ να έχετε όλοι. Καλά να περάσετε αύριο και το βραδάκι για τα σοχτώ θα ακούσουμε τη φλινάδα μα στη Μαρία Τιτζάνι τη και την κυρία Παπαμίτσου και την τρίτη τον Μπαντελή. Τα άλλα σημαντικά είναι ότι η Παρασκευή μπήκε στην παρέα για τι 9 ο Κοντογιάννη ο Μπαντελή και την Κυριακή θα είναι εδώ ο Λευθέρη ο Αργυροπούλο. Λοιπόν. Και πάλι, καλό βράδυ να έχετε όλοι.